Άσχημος, τρελό, παιδί, ηλίθιος, αναδεχθεί γυναίκα, πρέσσιακια, σιτιά, σιλιάδες, ο τελευταίος μας τελευταίων, το κοπλοκαράτο για τους καράτον. Το... το Παρία τον ακούτε στον αέρα του Radio Reboot κάθε Σάββατο στις 4. Καλησπέρα, καλησπέρα. Είστε συντονισμένοι στο Radio Reboot και μόλι ξεκίνησε με μια πολύ μικρή καθυστέρηση, το ακαδημαϊκό τέταρτο θα έλεγα, η εκπομπή παρεία. Σήμερα είμαστε στην ευχαριστή θέση να σα ανακοινώσουμε ότι ήρθε το δεύτερο πάρ, το δεύτερο μέρο τη συνεφίλ εκπομπή που είχαμε ξεκινήσει πριν από μπορεί και 6 μήνε. Μαζί μα έχουμε πάω εκ δεξιών, όχι για κάποιο λαγό, έτσι, στην τύχη. Κώστα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Πώς είμαστε? Ονάλα. Τέλεια. Χριστόφορος. Καλησπέρα και από μένα. Γεια σου Χριστόφορε. Γεια σου Τάνο. Καλησπέρα. Χαίρετε. Λοιπόν, αυτό ήταν και ένα τεστ για τα ηχολειπτικά. Ακουγόμαστε όλοι μια χαρά, άρα μπορούμε να ξεκινήσουμε. Ε, σήμερα τι θα κάνουμε. Αρχικά να πούμε και δύο λόγια που μας ακούει ο κόσμο, πώς μα στέλνει μηνύματα κουλουπού. Ε, είστε συντονισμένοι ιντερνετικά στο radioreboot.gr ε, και εκεί υπάρχει, άμα μπείτε μέσα, να μας ακούσετε, υπάρχει και ένα chat το οποίο μπορείτε να μας στείλετε μηνύματα, την αγάπη το μίσο σας, να μας στείλετε κάποιες προτάσεις που, ή κάποιες ταινίε που μπορεί να μην τι έχουμε εμεί στα top 3 και να θέλετε να επικοινωνήσετε. Ε, αυτά, ξέρετε ότι οι ανεβαίνουν μετά στο mixcloud και στο archive.org άρα, ε, για όσους δεν προλάβουν σήμερα, θα σα. Ε... Στείλουμε τα ηχητικά κουλουπού ε, Τώρα η φάση είναι ωραία Είμαστε αρκετό κόσμος εδώ Προσπάθησαμε να φτιάξουμε και ένα κλίμα Διότι το κλίμα έξω είναι τρομερό Αυτή τη φάση Εμείς φτιάξαμε ένα μικρό κλίμα εδώ Και ήρθε η στιγμή να ξεκινήσουμε λέγω, Μιλώντας πάντα για ταινίε Και νομίζω ε, θα ήταν καλύτερα να ξεκινήσουμε με τις κομμωδιές ναι. τι, τι λέτε ε? Ό,τι θέλετε, εγώ δεν έχω θέμα. Ναι, δεν ξέρω. Και αυτή τη στιγμή, εδώ που είναι έτσι λίγο πιο σκοτεινά, ταιριάζει πιο πολύ το χώρο, είναι αλήθεια. Αλλά απ' την άλλη, εντάξει, είναι, νομίζω ήταν λίγο πιο ζουμερό το χώρο κομμάτι γενικά για συζήτηση. Οπότε είμαι ντεμία ακόμα, δεν ξέρω. Α ξεκινήσουμε με τι κομμωδίε, διότι είναι αρχικά, νομίζω θα μου πείτε και δύο λόγια πριν ξεκινήσουμε τη διαδικασία. Πόσε σκεφτήκατε, ε, να προτείνετε ή να μας πείτε ο καθένας για αυτές τις ταινίε, γιατί οι κομμωδίες είναι ένα πολύ δύσκολο κινηματογραφικό ε, προϊόν. Ε, Αν ρωτήσει, γενικά, βρέσμου, μου τις τρεις-πέντε καλύτερες κομμωδίες, περισσότεροι διστάζουν, ε, γιατί πει, οι ταινίες που προωθούνται είναι δύσκολο να κάνεις κάποιον να γελάσει. Να γελάσει πραγματικά. Και δεν μιλάμε να γελάσει με, σε επίπεδο σεφερλή, ε, πολλοί έχουν ε, αυτή τη, το, το φανταστικό και το εκφραστικό τους σε για να γελάνε με τέτοια πράγματα. Αλλά να γελάσεις μια κομμωδία να σου μείνει είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολο. Να πεις ότι ρε φίλε τότε δάκρυσα. Έβλεπα αυτό το σκέτσι αυτούς και μου ήταν πολύ. Για πείτε σας ε, σαν κομμωδίες ε, τι σας έρχονται στο μυαλό και θα πούμε μετά για τον καθένα γιατί οι τριάδες. Ας ξεκινήσουμε με τον Κώστα. Εγώ να πω ότι θεωρώ ότι είναι ίσω το πιο δύσκολο είδο από όλα. Δηλαδή το να κάνει κάποιον να γελάσει είναι πάρα πολύ δύσκολο. Απλά να πω αυτό, όσο πιο συνοπτικά γίνεται, τουλάχιστον στη mainstream αμερικάνικη κομμωδία από τα 90 και μετά γίνεται πολύ χοντροκομμένη και τα τελευταία 15 χρόνια έχουμε και την πολιτική ορθότητα που το έχει αποτελειώσει αυτό. Δηλαδή σκέφτομαι, δεν ξέρω τώρα από κομικού μέχρι το τι θα πει για να μην προσβάλλει τον άλλον και είναι λίγο η κατάσταση ευνουχισμένη. Δηλαδή. Δεν βγαίνουν πια κομμωδίε. Δηλαδή, βγαίνουν κομμωδίε ταινίε δράση με χιούμορ, ε, περιπέτειε με χιούμορ, καθαρέ κομμωδίε. Τουλάχιστον, εγώ δεν μπορώ να σκεφτώ. Αυτό που λε εσύ είναι ότι η αμερικάνικη κομμωδία έχει περάσει ένα τρελό καμπανεύασμα. Γιατί όπω είπε πριν από 20 χρόνια, στα 90 κάποια στιγμή βγαίνανε ταινίε οι οποίε ήταν απλά όχι μοιαστέ, ήταν και ω προσβλητικέ. Είχαν. Κολεγιακού τύπου χιούμορ, αλλά αποτυχημένο. Και ξαφνικά, μετά από κάποια. οι από... ίδιοι αποφάσισαν να ακυρώσουν αυτό το πράγμα και να κάνουν cancel τον εαυτό του, σαν να πούνε ότι ξέρετε, όχι εμεί δεν έχουμε σχέση με αυτά τα πράγματα. Και έχει έρθει το άλλο άκρο, το οποίο είναι το υπερβολικό PC, το political correctness. Το οποίο ούτε τότε βλέπω ότι είναι που έχουν φτάσει στο άκρο, ούτε τώρα που δεν μπορούν να πούνε πολλά πράγματα. Δεν θέλουν να πούνε ή θα φοβούνται ότι προσβάλλουν ξαφνικά, αρχίζουν και κάνουν μια λίστα με ανθρώπου που θα προσβάλλουν. Οπότε δεν μπορείς να κάνεις χιούμορ. Απλά το θέμα είναι ότι αν φοβάσαι πως θα προσβάλεις κάποιο με το αστείο σου... δεν έχεις πλάκα. Γιατί αν είχες, αν το χιούμορ ήταν σωστό... δεν θα τον προσέβαλες όσο φοβόσουν Γιατί το έχει κάνει πολλοί κόσμοι που μέσα στο context... έχει καταφέρει να κάνει πλάκα με τη μειονότητα. Γιατί αυτό είναι το θέμα συνήθως, οι μειονότητες. Αλλά βγαίνει γέλιο. Γιατί έχεις χιούμορ. Άμα δεν έχεις... Βάζει το PC μπροστά και λέει Δεν θα το κάνουμε γιατί θα προσβάλλουμε. Αυτό κρύβει ότι δεν το έχει και πάρα πολύ. Ε γι' αυτό ναι, οι, οι κομμωδίε δεν βλέπονται σχεδόν καθόλου σήμερα. Ναι, συμφωνώ. Ε, το πω λίγο πιο γενικά. Ε, το, τόσο οι κομμωδίε όσο και το χώρο που θα πούμε μετά ε, είναι κατά βάση υποκειμενικό το πώ αντιλαμβανόμαστε. Δηλαδή η λογική είναι, για παράδειγμα, ότι η κομμωδία γελά με το χώρο τρομάζει αλλά ο καθένας τρομάζει με διαφορετικά πράγματα, γελάει με διαφορετικά πράγματα, οπότε είναι όντως ε, πολύ δύσκολο είδο, όπως είπες, όντως πιστεύω ότι είναι το πιο δύσκολο. Ε, θεωρώ ότι υπάρχουν κάποιες κομμωδίες που είναι, αντικειμενικά είναι καλές κομμωδίες, ε, όχι μόνο στο θέμα των gags και των αστείων, αλλά και στο πώς πιάνουν τις θεματικές τους. Ε, και μετά κατά βάση... Είναι ok το υποκειμενικό, το υποκειμενικό, δηλαδή τι τραβάει τον καθένα περισσότερο. Σα αρέσει το πιο κάφρικο χιούμορ, σ' αρέσει το ανάλαφρο χιούμορ. Ε, τώρα όσον αφορά και αυτό το σχόλιο που κάνατε και οι δύο πριν, ε, να πω και εγώ ότι όντω δεν υπάρχουν κωμωδίες πλέον. Ε, θα συμφωνήσω με τον Θάνο ότι λείπει αυτή η ισορροπία. Δηλαδή ε, πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία στο αυτό πράγμα, ανάμεσα στο προσλητικό και το... Πολιτικά ορθό ε, και δεν το έχουν βρει ακόμα. Φοβούνται ε, με αποτέλεσμα τα τελευταία χρόνια να μην θυμάμαι ούτε μία κομμωδία. Να πω ποια κομμωδία βγήκε τα τελευταία χρόνια που θυμόμαστε. Μία ταινία που έβλεπα και γέλασα λίγο ήταν που την είδα πριν από μερικέ μέρε με τον Τζον Σίνα και τον Ζάκα Εφροντορίκη Στανίκη. Το οποίο είναι μια χαζή ταινία. Τώρα μην λέμε Απλά γέλασα πέντε φορέ και λέω. Α, έχει πλακίτσα σε μερικά πράγματα. Και δεν ξέρει τι τον την έχει κάνει. Και είναι του Πίτερ Φαρέλι. Και μετά λέω: Α, γι' αυτό γέλασα. Γιατί του έχει μείνει κάτι από. Κατάλαβε. Δηλαδή, εγώ δεν είδα και δεν έχω γελάσει, και γελάσει καθόλου. Ο Πίτερ Φαρέλι είναι, να πούμε, που έχει κάνει κάτι τρέχη <συστά> με τη μέρη. Όχι, να το έρθει. Εγώ είμαι και Αιρήν. <συστά> δηλαδή, είναι άνθρωπο ο οποίος μετά από όλα αυτό το πράγμα του έχει μείνει ακόμα λίγο, ακόμα ξέρει. Ένα 5% ναι. Αυτό ήτανε. Εγώ να πω απλά ότι. Τι που έχω γελάσει τα τελευταία χρόνια δεν είναι καμία καθαρή κομμωδία. Yeah. Δηλαδή έχω γελάσει φαντάζομαι κι εσεί με τα Deadpool αλλά δεν τα άλλε κομμωδίε. <laughs> Όχι. Έχει κωμικό στοιχείο έντονο αλλά δεν είναι κομμωδία κατά βάση. Όχι. Είναι ο Ράινραιντ Ρέινιόλ που προσπαθεί να πει στον πλανήτη πω είναι αστείο. Ε... <laughs> <laughs> ε... Κοίτα. Θεωρώ ότι είναι αστείο. Απλά έχει κουράσει λίγο και με την εικόνα αυτή. Δηλαδή και εμένα με έχει κουράσει στο πιάνω. Αλλά εντάξει, σαν Deadpool θεωρώ ότι είναι όντω πολύ καλό casting ενώ. Του πάει πάρα πολύ. Απλά έχει, είναι όλη αυτή η περσόνα που έχει οθετήσει και εμένα με κουράζει λίγο προσωπικά, αλλά οκ. Okay. Πολύ ωραία. Ξεκινήσαμε με τα σχολεία μα ε, για τι κομμοδίε. Ε, μου διέφυγε πριν να πω ότι κάποιε πληροφορίε ε, για το Netflix, όπω για το blog του Κώστα, υπάρχουν ε, στι ε, ανακοινώσει που κάναμε στα social media. Ε, αυτά δηλαδή μπορείτε να ψάξετε. Υπάρχουν διάφορα μέσα, άρθρα, υπάρχουν βίντεο, υπάρχουν, ε, μπορείτε να δείτε πάρα πολλά πράγματα. Ε, πάντα. Πάνω στις, σε ταινίε, σύρες και διαφορά άλλα. Και νομίζω ότι πάμε να ξεκινήσουμε. Δεν ξέρω αν θέλει κάποιο συγκεκριμένα να αρχίσει. Εγώ θα βάλω ένα πολύ μικρό κομματάκι έτσι για το καλό ε, να μπει. Δεν θα το ακούσουμε καν ολόκληρο. Αλλά έτσι για να μπούμε στη φάση. Ε, και πιστρέφουμε σε ελάχιστα. Scotty doesn't know that Fiona and me do it in my van every Sunday. She tells him she's in church, but she doesn't go. Still she's on her knees. And Scotty doesn't know. Oh, Scotty doesn't know. Oh, so don't tell Scotty Scotty doesn't, know. Scotty doesn't know. Scotty doesn't know. Fiona says she's out shopping. But she's on a Λοιπόν, έτσι μπήκαμε λίγο στο κλίμα... Να μα δροσίσει λίγο η μουσική του. Σκάτιντα ζενό ακούσαμε. Από ποια ταινία. Ε, Eurotrip. Eurotrip. Σωστό. Ε, εντάξει λοιπόν. Ποιο θέλει να αρχίσει με το top 3. Θα το πηγαίνουμε μία-μία ταινία ή ο καθένα μα από εσά μάλλον θα βάζει και τι τρει. Πώ λέτε. Βασικά όπω την προηγούμενη yeah. φορά. Την yeah. μια μία-μία νομίζω. Ε, ε, όχι, όλε μαζί και ο καθένα σε ε, σχολεία. σχολεία, σχολεία, σχολεία. Ναι. Okay. Ποιο θέλει. Από δεξιά. Ξεκινά... <laughs> <laughs> όχι από δεξιά. Ελά, αυτή την πρώτη φορά ήταν από αριστερά. Δεν θυμάμαι, νομίζω όχι έτσι. Δε δεξιά ήταν. Ωρα, Δε ξεκινήσω Πάμε. εγώ αυτό το θέμα. Ναι, ε, τώρα, λέγα, να μην βάλω τα πολυκλασικά. Να μην βάλω το πάρτι το Πεντενιάρα. μην βάλω μέρος Πάνθυρα. Όχι για να το παίξω ψαγμένη κι αυτά, αλλά για να για κάποια... παρουσιάσουμε στον κόσμο κάποια ταινία που την, ξέρω, μην την του αρέσει. Στο 3 εγώ έχω βάλει το Kiss, Kiss bang bang του, του Saint Black το οποίο αν δεν το έχετε δει είναι μια νουάρ κομμωδία. Είναι η ταινία που ουσιαστικά σώζει την καριέρα του Downey Junior γιατί εκεί τον βλέπει ο Φαυρό και τον παίρνει σαν Ironman. Man. Ο ίδιος έχει πει ο Downey Junior ότι παίζει να είναι καλύτερη ταινία μου και δεν έχει άδικο. Τώρα για να μην κουράσουμε τον κόσμο είναι μια ταινία η οποία παροδεί λίγο τα... Τα στάνταρ του Νουάρ, αλλά το κάνει αγαπησιάρικα και το κάνει πολύ ωραία. Δηλαδή υπάρχει πλοκή, ε, έχει πάρα πολύ πλάκα η ταινία. Δηλαδή οι διάλογοι είναι. Μια από τι ελάχιστε φορέ που έχω προσωπικά χρειάστηκε διαλόγου για να τα προλαβαίνω όλα. Για τάκε που γίνανε σφαίρα. Έχει την πολύ ωραία να τροπεί ότι ο detective είναι γκέι, αλλά είναι αυτό ο οποίο καθαρίζει. ο Ποιο είναι ο καλύτερο, βάλει killer ever. Αξίζεται να καλύψετε την ταινία, είναι καταπληκτική, έχει ρομάτζο, έχει πλάκα, παροδίει το είδος εξαιρετικά. Ο Ντάουντ Ινιόρ, αν δεν είναι καλύτερη ερμηνεία του, είναι στο τρία οπωσδήποτε. Αν δεν σας έπισαμε αυτά, δεν ξέρω τι άλλο πρέπει να κάνω. Την έχετε δει. Ε, κοίτα, εγώ για να μην πω πολλά πολλά θα πω ότι δεν μου αρέσουν ταινίες του black. Mm. Οπότε, είναι απλά είναι θέμα... Γούστο να πω, δεν μου αρέσει εμένα. Δεν με άγγιξε το κι εσεί Μπάνκου, είχα ακούσει τόσα καλά λόγια. Καταλαβαίνω γιατί αρέσει πολύ κόσμο. Ε, δεν είναι απλά εμένα το στυλ μου. Το άλλο που είχε κάνει η δεύτερη τελευταία με τον Γκόσλινγκ και μετά. Το τον nice, τον, guys. Τον, τον nice Guys. Oh, μου nice. άρεσε λίγο παραπάνω αυτό. Αλλά γενικά δεν έχω ταυτιστεί εγώ προσωπικά, οπότε δεν θα επεκταθώ παραπάνω. Ήθελα, δεν τη την ταινία για να την κράξω ή να σχολιάσω κάτι αρνητικό, Απλά δεν είναι το στυλ μου προσωπικά. Την Ναι την έχω δει τη θυμάμαι Ήταν ε, και με ένα έκπληξη Που έβλεπα ότι ο Ρόμπερ Ντάονιν Τζούνιορ υπάρχει γιατί ήθελα, όχι, ήθελα να δω Θυμάμαι ότι είχα δει μικρό το Τσάπλιν Και μετά θυμάμαι ότι η και ήταν απλά εξαφανισμένο. Και λέω πού είναι αυτός ο άνθρωπος Ε κάπου στη φυλακή ε, κάπου... Στη, Ναι κάπου σε κάποιο δικαστήριο Το YouTube δεν το είχαμε τότε Γιατί θα τα δείχνει σίγουρα Τέλος πάντων, και το «Kiss-Kiss-Bugman» ήταν ευχάριστη έκπληξη. Θυμάμαι και το «Wallie Kilmer» που είναι δυναμία μου εμένα. Εντάξει, έχει παίξει και το «Batman», θα μου πεις, και αυτό μετράει. Αλλά γενικά, έχω αδυναμία στο «Wallie Kilmer». Ε, Βέβαια αυτό που λέει τώρα ο Κωστόφωρος ότι δεν του αρέσει ο Saint Μπλακ εμένα δεν μου άρεσε το Iron Man 3 του Σέιν oh, Ναι νομίζω Λάκ, από, αυτό. από εκεί ξεκίνησε εκεί, όχι, είναι... για μένα. Δεν κόλλαγε για εμένα στο να μπει εκεί αλλά άσχετο τι λες το αυτό ξεφεύγουμε με τη συζήτηση ε, όσον αφορά το Kiss Kiss Bang Bang Ναι και θυμάμαι ότι είναι μια ταινία η οποία είχα γελάσει και έτσι με αυτό με κάνει και ήταν το, το Nice Guys και ο Σέιν Μπλακ σε αυτό που είναι το Φιλμ uh, Νουάρ με μαύρο χιούμορ uh, είναι το στοιχείο του, δηλαδή κάποιοι κάνουν αυτό το πράγμα και ο Σύγιν κάνει αυτό και το κάνει πολύ καλά Νομίζω ότι έχει φτιάξει τη φόρμουλα για το buddy movie, γιατί Σωστά, body cup, ναι. είναι, είναι αυτός που έχει φτιάξει το, το, τα σενάρια στο lethal weapon στο τελευταίο πρόσκοπο. Ε, μου αρέσει το, το στυλ του. οποίο έχει αρκετά ναι. μαύρο χιούμορ. Ε, είναι λίγο αυτοσαρκαστικό. Και στο Πρέντατορ που παίζει και όλα στην Ελλάδα. Έπαιζε και στο Ναι, ναι, ναι, ναι, Σωστή, ναι, Έχει γράψει πολλού από του διαλόγου μέσα. Γι' αυτό ε, είναι ε, καλό. Δυστυχώ έγραψε και σκηνοθέτησε και το τελευταίο Πρέντατορ το οποίο ήταν για πέταμα. Για ναι, mm. Παναγία μου, Τέλο δηλαδή, πάντων. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> δηλαδή τον έχω άχτιμε, mm. τα αερομαντρία και Πρέντατορ <laughs> με κατέστρεψαν. <laughs> <laughs> Αλλά ναι. Δεν, ε, το θεωρώ καλό γραφιά. Δεν το Όταν μένει στη φόρμουλα αυτή που είναι το καλύτερό του είναι πολύ καλό. Όταν πάει να ξεφύγει, δεν δε του βγαίνει και πολύ. Ναι. Αυτό. Ωραία. Πάμε στο, στη δεύτερη. Ε, στη δεύτερη, εντάξει, εκεί δεν γίνεται να μην βάζει κλασικά. Οπότε αφού τα μεταξύ να βάλω airplane ή τρελέ σφαίρε. Οπότε είπα να κλέψω και θα βάλω τρελέ σφαίρες ένα και δύο, όπου, Παιδιά, δεν ξέρω. Δηλαδή, πραγματικά θα ακουστεί αυτό. Αν κάποιο δεν του αρέσει αυτέ τι ταινίε, δεν είναι φίλο σα. Δηλαδή, μην του μιλάτε. Δηλαδή, <laughs> μπλοκάρετε το κάπου. Σύμφωνο. Δηλαδή, έχω γελάσει. Δεν ξέρω αν έχω γελάσει περισσότερο με ταινίε. Κάθε φορά που του βλέπω γελάω, κάποια είναι εντελώ χαζά αστεία, αλλά είναι τόσο αναρχικό το χιούμορ, το, τόσο τρομερό και είναι ο φανταστικό ο Νίλσεν, ο οποίο τα παίζει όλα, μιλάμε τέζα σοβαρά. Αυτή είναι η μαγεία τη ταινία, το παίζει λε και είναι σε δραματική ταινία. Και να πω ότι είναι πολύ μπροστά από την εποχή, όπω και, και το Airplane Δυστυχώ τώρα θα βγάλουν κάτι σαν remake. Δεν θέλω να το σκέφτομαι. Με το λέει αμνήσων κιόλα. Mm. Απλά είναι νομίζω από τι κλασικότερε κομμωδίε. Δηλαδή, βάζοντα και το πρώτο, το αεπλέγμα είναι από τι κλασικότερε ever. Αν δεν αρέσει σε κάποιον, μην του μιλάτε έτσι, τόσο απλά. Συμφωνώ σε αυτό που λε. Ε, δε, δεν, δεν είναι φυσιολογικά άτομα. Κάτι έχουν. Δεν είναι άτομα που παίρνουν του. Επειδή μου ε, δεν δε, ξέρω. Ελεκτροσόκλοτσε ε, δε, δε, δε, δε, κάτι <laughs> μετά. <laughs> Εντάξει, λατρεύω. Λες, Νομίζω ότι επειδή είμαστε και κοντά ηλικιακά, μα είχαν στοιχήσει πολύ αυτέ τι ταινίε όταν ήμασταν παιδάκια. Αλλά γαμάει το γεγονό. Μπορώ να βρίζω έτσι. Ναι, γαμάει το γεγονό ότι τι βλέπει και τότε. λέμε και τώρα σαν ήλικε. Και κάθε σκηνή έχει πολύ λεπτομέρεια πίσω. Δηλαδή, στην γελιότητα που βλέπουμε μπροστά μα, πίσω υπάρχουν και άλλε μικρέ γελιότητε, τι οποίε. και το κάνουν ακόμα καλύτερο. Λε, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν... Η τριλογία είναι πολύ καλή. Η τρίτη ταινία νομίζω είναι η λιγότερο καλή. Ναι, ισχύει. Αλλά το ένα και το δύο τα λατρεύω. Ε, Λε συνήθω εντάξει, Θεότητα. Απλά. Από του καλύτερου κωμικού που είδαμε ποτέ. Ε, δεν ξέρω αν έχετε δει και την σειρά που έχει ναι, είχε βγει η ναι, πρώτα σειρά. Ναι, ναι, ισχύει. Τελεσφαίρε. Ναι, ναι, ε, πολύ πολλο... Σκουάν. Πολλά γκάγκ και τα έχουν βάλει στην ταινία. Ναι, ναι. Ε, που για κάποιο λόγο η σειρά δεν πήγε καλά. Που και η σειρά έχει πολύ αστεία πράγματα. Ισχύει. Αλλά οκ, okay, εντάξει, βγήκε ταινία ακόμα καλύτερα. Ε, και ο, ήθε, ήθελα να πω για αυτό που είπε. Δεν θα είναι remake, από ό,τι διάβασα, θα είναι συνέχεια και ο Λέα θα κάνει το γιο του. Α, σίκου, ναι, ναι. Αλλά και πάλι, ναι, και θα χωθεί μέσα ο MacFarlane του Family Guy. Για μένα είναι μεγάλο μείον αυτό, γιατί δεν μου αρέσει το χιούμορ του MacFarlane καθόλου. Και γενικότερα, τόσα χρόνια μετά, αυτό το αναρχικό χιούμορ που είχε. που, που σφαίρε, δεν ξέρω πώ πλέον μπορεί να. Να είναι επίκαιρο πάλι. Δεν λειτουργεί το χιούμο του McFarland σε real time. Δηλαδή το Family Guy πέσε ο okay, γιατί έχει το σοριαλισμό του καρτούν, αλλά το Million Days to... To... to Die in the West που παίζει ο Λία πάλι με την S.A.L.I. στερνόν, δεν ξέρω το θυμάστε. Mm -hmm. ναι, ναι, ναι. Που είναι ο συγγραφητή του McFarland. Δεν βλέπετε. Είχε υποπειραθεί να κάνει το χιούμο του Family Guy σε ταινία. Δεν βγαίνει απλά. Είναι κακό. Είναι το Ted ήταν καλό πάντω. <laughs> Είχα γελάσει με τότε. Νομίζω είναι από τις θελθές που όντως Έβαλε τον Φλά Κόρντον κάποιες... και αυτό ήταν για μένα «It was ok». Να. Εντάξει, αυτό. Εντάξει. Ναι. Δεν, εγώ δεν θα σημειώσω κάτι. Το μόνο που θα πω είναι ότι ε, σε μικρή ηλικία που τους είδαμε αυτές τις ταινίε, το τρομερό ήταν ότι γελάγαμε πάρα πολύ με το σουρεαλισμό πάνω στην πραγματικότητα. Δηλαδή, αν ένα στοιχείο... Γενικότερα για να γελάσει ο άνθρωπος είναι ένας ολοκληρωμένος μηχανισμός εγκεφαλικά της σε και όταν κάτι σε πετάει εντελώ εκτό πραγματικότητα. Δηλαδή, τότε να σου πω: Να κοπανίσει τη βασίλισσα κατά λάθο, <laughs> οτιδήποτε που δεν περιμένει να το δει και το βλέπει, ε, ρε, φίλε, γελά. Και σιγά-σιγά, π.χ., υπάρχουν σε όλα αυτά τα αστεία που έχει μέσα, υπάρχουν κομμάτια τα οποία γελά απλά από αντανακλαστικά και υπάρχουν και κάποια πράγματα που είναι και δουλεμμένα και έχουν από πίσω, όπω είπε, και άλλα πραγματάκια που άμα προσέξει. Και σε μεγάλη ηλικία. Είναι rewatchable γιατί καταλαβαίνει πράγματα που πολλέ φορέ όταν ήμασταν πιτσυρικά δεν είχαμε τι αναφορέ για να καταλάβουμε ότι Α, μίλησε για αυτόν, για έναν, μίλησε για έναν τραγουδιστή. Ποιο είναι αυτό τώρα ναι, που ναι. τι... ναι. και τώρα έχει άλλη αξία. Αξίζει. Okay. Επίση να προσθέσω, επειδή μου σκηνή και δεν μπορώ να με την αναφέρω, νομίζω είναι στο 2, που είναι ο Frank Ντρέμπινγκ που λέγεται το χαρακτήρα του Νίλσεν <σχ> και είναι σε ένα μπαρ και πίνει μόνο του και λέει στον σεβιτόρο μου λέει, το πιο δυνατό που έχει στο μαγαζί και σκάει ένας bodybuilder τι και κάνει Και, κάνει <laughs> έτσι. και λέει, εντάξει, λεει μου, κοιτάει έτσι τέλο πάντων. Λέει, okay, οκ ένα Black Russian <laughs> και γυρνάει ο σερβιτόρος. Κοιτάει την κάμερα κάνει, όχι, ξέρω, <laughs> δεν <laughs> έχουμε, δεν, θα σας δείξω. <laughs> και αυτό είναι μου αρέσει σαν λεπτομέρια γιατί είναι, είναι ωραία ισορροπία, ρε παιδί μου, σε αυτό που λέγαμε μεταξύ προσβλητικού, ότι θα μπορούσε κάλλιστα να φέρει ένα τύπο να κάνει μαύρο ρόστο, το οποίο θα ήταν προσλητικό. Αλλά το αναφέρει, α πούμε, στο αστείο. Αλλά κοιτάει άλλο και λέει, Όχι, εντάξει, δεν θα το πάμε μέχρι εκεί, ξέρω. Οπότε αυτό είναι ωραία ισορροπία, α πούμε, σε αυτό το κομμάτι. Νομίζω ότι και το σάγωργα μετά, ότι τις βλέπει και γελά. Εντάξει, μπορεί να είναι δικιά μα νοσταλγία. Δεν ξέρω αν κάποιο νεότερο θα γελάσει με αυτά. Αν δεν γελάσει, πάλι ξύλο, πλάκα. <laughs> ε, είναι το ότι βλέπει τώρα στου ότι τα αστεία είναι δεν είναι Ατάκτος ερημένα τα πετάξαμε σε μια ταινία Έχουν έχουνε και βάθος Και είναι όλα κομμάτια ενός παζλ Και το βασικό στοιχείο που το κάνει τόσο αστείο Είναι ότι όλη η ταινία παίζουν σοβαρά ναι. Αυτό είναι που το κάνει τόσο σουρεάλ και τόσο, τόσο αστείο Σε ποιο μπαίνει ο, ο τύπο μέσα στο πλοίο για να του σε εξαρθρώσει τη... Ah, η... Στο πρώτο, πρώτο ήταν Η πρώτη σκηνή, <σκέντρια> ναι, ]ς ]ς πρώτη ναι. σκηνή. Εντάξει, όποιο δεν δε γελάσει με αυτό το πράγμα <σκέντρια> Δηλαδή που προσπαθεί <σκέντρια> να πιαστεί από κάπου και χτυπάει το χέρι Του το βάζει σε τι κάνει Προσοχή βαμμένο Δηλαδή εντάξει τώρα είναι μια αλληλουχία που σε πηγαίνει Τρομερό Ωραία, για πάμε ρε Κωστή και στην top Το top τώρα, εντάξει είναι προσωπική αδυναμία Έχω βάλει το hot fuzz ε, του Edgar Wright ε, Ποιος είναι από τα αγαπημένους σκηνοθέτης και να αρχίσουμε τώρα αυτά τα, τα τα fanboys ότι είναι ένας τους λόγους που έγινε σκηνοθέτης και μπλα μπλα μπλα Είναι νομίζω καλύτερη ταινία της ε, τριλογίας Cornetto το οποίο είναι, δίπλα ο Χρήστος μου παραλυρί, λοιπόν... Όχι, θυμήθηκα ποια είναι. Είναι στο οποίο, για ποιον δεν ξέρει, είναι τρει ταινίε και στις τρει ταινίε όχι ακριβώς παροδοί, έχουν διαφορετική θεματολογία. Πρώτα είναι με zombie η δεύτερη είναι αυτά τα cap movies που λέμε και η τελευταία είναι η επιστημονική φαντασία. Στο Hot Fuzz, λοιπόν, εδώ πέρα, α πούμε ότι παροδεί ταινίε στην uh, Lethal Weapon ή τι ταινίε του Michael Bain. Ναι. Το οποίο όμω το κάνει καλύτερα και από του δύο είναι η αλήθεια. Η ταινία έχει πάρα πολύ πλάκα. Το τι γίνεται μέσα σκηνοθετικά και μονταζιακά είναι αδιανόητο. Αλλά είναι το ότι έχει βάθο. Δηλαδή έχει και χαρακτήρε. Στο τέλο γίνεται λίγο πιο δραματικό και του δίνει περισσότερη βαρύτητα. Αλλά παιδιά στην ταινία γίνεται τη τρελή. Οι δύο πρωταγωνιστέ, εντάξει. Δεν, δεν έχω λόγια. Λε, ειδικά για τον Σάιμον Πέγκο, ο οποίο και εδώ πέρα θυμίζει λίγο ο Λεσλινίσιλ. Το παίζει και αυτό λίγο τέζα σοβαρά. Η ταινία νομίζω είναι η πιο αστεία των τελευταίων 15 ετών. Δηλαδή την έχω δει άπειρε φορέ, έχω γελάσει απίστευτα. Και που συνδέει κομμωδίε και δεν έχουν να σου πούν κάτι. Εδώ πραγματικά έχει να σου πει. Γιατί ο Edgar Raytheon είναι. Δίνει πόνο πραγματικά. Δηλαδή από πλάνα, από μοντάζ, από μουσικέ από αναφορές σε άλλες ταινίε που και εκεί πάλι γίνονται αγαπησιάρικα, ε, δεν έχω να, να πω κάτι. Είναι μέσα στο top 10, 20, all-time favorite, αυτό. Ε, πάλι θα πω ότι με βρίσκεται. δεν με τρελαίνω με τον Edgar Wright. Εντάξει, θα φας Το <laughs> <laughs> Son of the Dead, Οκ, ε, okay, μου αρέσει. Αλλά ποτέ δεν έβαλα τη ζημιά που είχαν πάθει όλοι τότε ε, και με το hot fast το ίδιο. Ε... Εγώ με τόσο νό δεν, δεν έχω το πρόβλημα Ότι εκεί που σπάνε τους δίσκους βγάζουν το άλμπουμ του Μπάτμαν Χελί ποιο είναι Είναι η μουσική του Πριντς και το σπάνε <laughs> Εμένα <laughs> αυτό με ενόχλησε <laughs> <laughs> okay. ε, Μπορώ να αναγνωρίσω πάντως Στον Ράιτ ε, right, Ότι κάνει Και παροδί το είδος, Αλλά δεν το παροδί σε, σε, Δεν το παροδί ε, τύπου, Ότι το μειώνει του παροδεί επειδή το αγαπάει. Γι' αυτό και δίνει και σκηνές όντως καλής δράσης. Και το εξυπηρετεί με το είδος μέσα από τη διακομμωδώντας το. Οπότε είναι πολύ καλή σορροπέτυχη. Είναι απλά δεν έπαθα ποτέ αυτή τη ζημιά. το θεωρώ το τρομερό σκηνοθέτη. Είναι καταπληκτικός. Απλά, όκ, okay, πάλι θα πω δεν είναι το στυλ μου. Θέλω πιο ηλίθιο χιούμορ είμαι... <laughs> Θέλω πολύ ηλίθιότητα. <laughs> <laughs> Ε, εμένα το χώτο μου έχει μείνει στην την και το έχω δει και εγώ αρκετέ φορέ. Αλλά ε, αυτό που λες εσύ είναι ότι λες ότι το αγαπάει. Θα μπορούσε να το αγαπάει, αλλά νομίζω ότι ο Τγκαράιτ, ειδικά όταν αντέγραφε τα πλάνα του Michael Bay και αυτά με την κάμερα που γυρνάει γύρω του και κάνει το καρουζέλε. <laughs> θέλω να σου πω ότι <laughs> νομίζω ότι ο ίδιο είπε ότι ξέρει τι, εφόσον θα κάνουμε ένα τέτοιο πλάνο. Και στο Michael Bay όλοι το παίρνουν τόσο σοβαρά αυτό που γίνεται. Εγώ θέλω να φτιάξω μια κατάσταση στην οποία το ακτοπλάνο, είναι αστείο και με τους, ε, μάλλον το κάνει καλύτερα από αυτό το έκανε ο Μάικλ Εγώ αυτό εξέλαβα, να το, το βλέπω, α πούμε. Ε, ο Σάιμον Πέγκ μου αρέσει πολύ, μου άρεσε πολύ ο Τίμωθη Ντάλτον, που τον έχω συνηθίσει να βλέπω σε άλλα πράγματα τελείω. αλλά μου άρεσε πολύ αυτό το, το μετρημένο, το, που έχει ένα authority μου άρεσε πολύ η παρουσία του. Ε, και αυτό που λέει ε, για την τριλογία, έχω να πω ότι το Sound of the Dead είναι πρώτο στην τριλογία, δεύτερο πάει το Hot Fuzz και το άλλο που πίνουνε, στην, να μην θυμάμαι τον τίτλο, που πίνουνε τις μπήρες ε, The End of the World κάπως λέγεται ναι, Αυτό ναι, αυτό είναι my least favorite, αλλά με το Hot Fuzz συμφωνώ ότι είναι από τις καλύτερες δικομωδίες των τελευταίων εικοσίτων ναι. Αυτό μπορώ να το πω και εγώ εγώ επειδή γουστάρω πολύ Σάμον Πέγγ, το μόνο που θα πω είναι για οποιον δεν έχει δει τη σειρά, το Spaced του 1999 με 2001, που είναι πολύ μικρή, είναι πολύ λίγα επεισόδια, βρετανικό μαύρο χιούμορ, να το δει. Απλά αυτό, εγώ το Spaced έχω να έχω δω. Έχω χαζέψει σε σκηνικά από αυτό. Καλά. Απλά ξέρει, ήμουν λίγο σε φάση ότι το αυτό δεν. Ε, αυτό έπρεπε να το μάθω τότε, δεν το ήξερα τότε. Έπρεπε ε, να το δω πριν. Ο, ο, όταν και, είχε αυτό, ε, και αυτό είναι καράιτι, να θυμόμαι καλά. Ε, παίζει ναι. Δεν θυμάμαι κι εγώ, μην νομίζει. Αλλά επειδή το, το ξαναείδα πρόσφατα, όταν έψαχνα να δω με κάποια σειρά να γελάσω, είδα ανάτο. Ρε ο Σάιμον Πιτσιρικά, Space, με το φίλο τον Τεκνάκη, γενικότερα, μπα ε, Για το Hot δεν έχω να κάτι. Ε, εντάξει, έχω γελάσει αρκετά. Ε... Το μόνο που έχω να, το τελευταίο που είναι, που έχω να πω για τον Simon Pegg είναι ότι το, με, με, με στεναχωρεί που δεν ε, νωρίτερα δεν έγινε απόπειρα να γίνει σειρά του The Boys δεν ξέρω για όποιον το βλέπει που θα ήθελα, δεν είναι κακό έτσι όπως είναι τώρα αλλά νομίζω πως ήταν είναι πολύ διαφορετικό το The Boys στα χέρια του Edgar Wright με τον Simon Pegg να κάνει τον Χιουι. Ναι, πάνω σε αυτόν βασίστηκε ναι, και αυτό, το κόμι. Αυτό είναι η ευκαιρία που δεν έγινε ποτέ. Έκανε τον πατέρα του ναι. χαρακτήρα στη σειρά τώρα, αλλά θα ήθελα να το έχω ότι είναι αυτόν πρωταγωνιστή. Ισχύει πάντως αυτό που είπε ο Κώστας ότι το Space δεν το έχει ο Edgar Wright. Ναι, γιατί θυμώ από εκεί ξεκίνησε όλη παρέα που τους έχει πάρει μετά στις ταινίε και όλα. Και, και να πούμε εδώ τώρα στις και στο Hot Fuzz, αυτά είναι οι δεύτερες φάτσ είναι κάτι φάτσες καταπληκτικέ που είχε, ξέρω εγώ στα μπαρ. Κάτι... Είναι ηθοποιάριε όλε μεταξύ, αλλά είναι το μερό το πώ του έχει βάλει τι ταινίε. Υσχύει. Ωραία. Λοιπόν, ε, τελειώσαμε με τον Κώστα με τι κομμωδίε. Θε να το πάμε χριστούβολα. Πάντε, πάμε. Για βε. Λοιπόν, ε, ο Θάνο ανέφερε πριν φαρέλι, Οπότε η πρώτη μου επιλογή είναι μία από τι αγαπημένε μου κομμωδίε. Το δά και πρόσφατα πάλι και μου φαίνεται εξίσου αστείο ποτέ θα σταματήσει να το αγαπώ. Είναι το Ηλίθιος και Πανελίθιος. Τζιμ <laughs> Κάρι ε, στα ντουζένια του. Τζεφ Ντάνιελς, ο οποίος την ίδια χρονιά έχει παίξει στο σπίτι που κάνει τον ε, συνεργάτη του Κιάνου Ρίβς. Τελείως διαφορετικό ρόλο. Που είναι σοβαρός και παίζει άξιον, ας πούμε, και, και μετά κάνει τον Ηλίθιο. Γιατί νομίζω ο Πανελίθιος είναι ο Τζιμ <laughs> Δεν ξέρω αν συμφωνείτε ή όχι. Πανελ ε, θυμάμαι με αυτή την ταινία ότι όταν ήμουν ένα παιδάκι είχα πάει με τη μάνα μου να δω τη μάσκα. Και εκεί είχα μάθει ο Τζιμ Κάρι. Οπότε το βλέπω με τη μάνα μου. Η μάνα μου, σούμε, βλέπει τη μάσκα και λέει: Οκ, okay, κομιξίστηκο για παιδάκια. εντάξει, οκ. Okay. Την πάλεψε, δεν είχε πρόβλημα. <laughs> και μετά βγαίνει ηλίθιο και πανηλίθιο. Και εγώ βλέπω αφήσει τη μάνα μου: Πάμε να δούμε την ταινία. Μου λέει: Οκ, okay, πάμε. Και εγώ έχω πεθάνει στα γυαλιά με την ταινία. Είναι, δηλαδή με έχει Είναι από τι καλύτερε στιγμέ σ η μάνα μου η Καημένη είχε φρίξει. Πού πήγα το παιδί, τι έκανε. Και όντω είχε δίκιο. Νομίζω με καθόρισε παραπάνω από τι έπρεπε αυτή την ταινία. Τώρα, τι να πούμε από την. Εγώ δεν μπορώ να δω την βαλίτσα που λέγεται Σάμσον Ετ και να μην γελάσω μέχρι σήμερα. Δεν να κάνει έναν λόγο. Που είναι απλά η μάρκα, έτσι. Είναι διαφήμιση. Απλά γελάμε. Εντάξει, τι να πούμε από τον τίτλο τη ταινία. Ο Κυλίθιο και παλήλθιο. Να πούμε για το, για το δίδυμο που είναι ο Jim Carrey και ο Jeff Daniels. Άσχετο διάβασα ότι η πρώτη επιλογή για το ρόλο που παίζει ο Jeff Daniels ήταν ο Nicolas Cage, οπότε πες να βλέπαμε Jim Carrey με Nicolas Cage, δίδυμο, δεν ξέρω πού θα ήταν αυτό. Ε, η υπόθεση ας πούμε ότι είναι όντως δύο υπερβολικά ηλίθιοι τύποι που θα ηταν αυτο η υποθεση α πουμε οτι ειναι όντω δυο υπερβολικα ηλιθιοι τυποι που θελουν να ανοίξουν pet shop, που έχουν το αμαξάκι με, <laughs> το φορτηγάκι αυτό που είναι με γούνινο. Σκύλο, το γούνινο σκύλο είναι με, με, το, με το μηχανάκι για να πάνε στο Aspen που νομίζουν ότι το Άσπεν είναι στο Λος <laughs> Άντζελς και τελικά είναι, ξέρω, το πιο χιονισμένο μέρος στην Αμερική. Ε, τα σκηνικά που γίνονται ένα μετά το άλλο, λες, δεν γίνεται. Δεν, δεν, δεν μπορώ να σκεφτώ καλύτερο ε, σημείο. Ε, Έχω μερικά στο σχόλια που είναι πιο καθρήλε. Π.χ. εκεί που πουλάνε. Το παπαγαλάκι του. Δεν ξέρω τι έκανε. Το βλέπα τώρα και σκέφτομαι τη μάνα μου. Είχε πάει ημένα που ήμουν ξέχω δέκα χρονών και με βάει. Και βλέπω ότι είναι. Ότι πουλάνε ένα τυφλό παιδάκι το παπαγαλάκι για να βγάλουν λεφτά να φύγουν. Εντάξει. Για σήμερα δεν έβγαινε με τίποτα. Ναι, αυτό με τίποτα για κανέναν. Συγνώμη και η δεύτερη σκηνή αγαπημένη που είναι με τον Νταλικέρι αυτόν που. Του έχουν κάνει. Ουσιαστικά του έχουν βάλει να του κεράσουν στο ένα μαγαζί πριν και μετά πάνε στο βενζινάδικο. Ο πατζιμ να κατουρίσει και βλέπει στον τοίχο ότι την τάδε ώρα, την τάδε στιγμή, εδώ πέρα έλα τρελό αγόρι για σεξ. Έργο και γεννάει κοινόνταλλικαίρι, α πούμε. Εντάξει, τι να πω. Είναι έπο. Είναι όντω. Εκεί παίζει πολύ στα όρια τη προσβολή, α πούμε, αλλά. Εντάξει, τι να πω, δεν, δεν με νοιάζει, δεν, γελάω, είναι πάρα πολύ αστείο, sorry. Το κάνουν τελείως κομικό τρόπο, μπορεί να προσβάλλει κάποιος, ok, δεκτώ, αλλά δεν δε μπορώ να μην γελάσω αυτό το πράγμα, αυτό είναι το χιούμορ μου. Δεν πιστεύω ότι το κάνουν επίτηδες, δεν πιστεύω ότι θέλουν να μειώσουν οποιονδήποτε, Τί, απλά είναι αυτή η ιστορία, Χρησιμοποιούν πάντα ηλίθιου χαρακτήρε και παίζουμε αυτό το πράγμα στα πάντα. Του βάλει σχεδόν του πάντε. Δηλαδή έχουν τσεκάρει όλα τα κουτάκια σχεδόν. <laughs> δηλαδή οπότε άμα το παίρνει προσωπικά. <laughs> εντάξει. Οκ. <laughs> okay. ε, ναι, εγώ είχα πει στην αδερφή μου αν μπορώ στο γάμο τη να έρθω με ένα φίλο μου με λαχανίκου του <laughs> και εγώ με το ροζ και να παίζουμε ξεφομαχία με τα μπαστούνια <laughs> μου, Δηλαδή δεν θα το κάνει αυτό. οκ. Okay. <laughs> είχα μια ευκαιρία, δεν το κάνει από το συνέχεια. Αλλά... <laughs> ναι, <laughs> γάμο, πάντα το λέμε αυτό σε γάμο. <laughs> ναι. Υσχύει. Ε, εγώ, εγώ ε... να πω, Δεν σε διακόπτω. Όχι, όχι, δεν έχω να πω κάτι αλλά... Όχι, να ότι μου, βγήκε σε μια εποχή που κανένα δεν θα, θα μπορούσε να προβληθεί τόσο εύκολα. Ήτανε, σε αυτό το θέμα τουλάχιστον τα ΝΑΕΔ ήταν καλύτερα. Κανά δεν, δεν ήταν ιδιαίτερη σημασία στο ότι. Είτε γέλεγε την ταινία είτε όχι, δεν άρεσε. Δεν βγαίνανε άλλη μέρα 105.000 εντόνια στο Ιντερνετ, με προσβάλλει και τέτοια. Είχε προσβάλλει ο Εντιμέρφη ήδη όλο τον πλανήτη με όλε τι ταινίε χιουμοριστικέ του. Υπήρχαν πολύ χειρότερα από αυτό. Δηλαδή, δεν θε να προσβληθεί, να προσβληθεί. Υπήρχαν, πολύ χειρότερα. Η ταινία δεν απούνται και μια μου πάρα πολύ. Είναι τελείω ηλίθια έτσι. Είναι τέζα ηλίθια. Ναι, ναι, αυτό είναι. Αλλά έχει κινήσει που ακόμη και τώρα που υποτίθεται ότι είσαι ενήλικο και αυτά. Ε, δεν μπορεί να με γελάσει. Εγώ προσωπικά πεθαίνω με τυχονόμπαλα παιδιά. Με τυχονόμπα <laughs> αλλά πεθαίνω φορές, το πετυχαίνω στην τηλεόραση. Ακόμα δακρίζω. Δεν είναι. Απλά να πω ότι νομίζω ότι η ταινία. Ο Σούνια ακούστηκε κάπω. Είχε μια αθωότητα. Δηλαδή ο Φαρέλη που την έκανε, δεν την έκανε έχοντα τη λίστα. Στο 15 θα προσβάλλουμε του Μάου στο 20. Την έκανε γιατί του αρέσει προφανώ αυτό το χιούμορ το τελώ ε, ε, ηλίθιο. Και νομίζω φαίνεται και από του χαρακτήρε που εντάξει είναι καθυστερημένοι τέζα, αλλά. Δεν είναι κακοί, έτσι. Όχι, είναι καλόψυχη. Είναι αγαθή. Ναι, απλά είναι, είναι... Ασύ, απλά είναι, ναι, είναι η <laughs> Τέλεια. Και μου άρεσε πάρα πολύ όταν μια ταινία, ο, τίτλ, ο τίτλο τη ταινία είναι ε, ακριβώ αυτό που βλέπει. <laughs> δηλαδή, μου άρεσε να ανε... λέει ηλίθιο και πανίλιο τίτλο, βλέπει ταινία και λε: Ναι, οκ, okay, η, ναι, η αθότητα που λε έχει να κάνει με το γεγονό ότι οι υπόλοιποι χαρακτήρε τη ταινία σχεδόν είναι πλοκακοί χαρακτήρε σαν άνθρωποι. Ναι. Είναι επίση <laughs> αυτό, πιστεύω <laughs> εγώ. Να σου πει ότι δύο ηλίθιοι, οι οποίοι όμω είναι καλό καλόψυχοι και οι δύο, παρόλα αυτά τα φέρνουν αλλιώ και άθελά του, σκοτώνουν βέβαια κάποιον που έχει έλκος. που είναι μαφιόζος αλλά Αν θέλω να σου πω ότι σου λέω ότι οι μηχανογραφίε δεν είναι. Αυτή τη χαζία αγαθά, αλλά πάνε μπροστά. Πολύ απλό που νομίζουν ότι είναι επαγγελματίε. Έχουμε να κάνουμε με πρόσφυγε. Ε... Τρομερή, δεν σχολιάζω εγώ κάτι. Νομίζω ότι είναι... έχουμε δακρύσει σίγουρα όλοι μα πάλι με αυτή την ταινία. Τι να πω, επειδή και το κοινό που ακούει τον Μπαρία δεν είναι νεανικό. Άρα νομίζω ότι όλοι και αυτοί που ακούνε όλοι έχουν δακρύσει και έχουν περάσει καλά. Ε... Αλλά όχι σινεμά. Δυστυχώ εγώ σινεμά δεν το είδα αυτό. Όχι, μου είναι τυχερό, ναι, το θυμάμαι. Μου έχει μείνει αυτή την ταινία, με έχει στιγματίσει. Ναι. Πάμε στην επόμενη. Λοιπόν, η επόμενη είναι. Δεν ξέρω πόσοι τη θυμάστε από εμά εδώ. Ε, λεγόταν Harold Kumar Go to White Castle. Ε, okay, τώρα είναι λίγο πιο προσωπικό αυτό. Η ταινία αυτή ήταν μια περίοδο που ήμουν σε μια βάση τη ζωή μου, μου που ταυτιζόμουν απόλυτα με αυτή την ταινία. Όποιο καταλαβαίνει, καταλαβαίνει. Όποιο την ξέρει την ταινία. Ε, νομίζω είναι ακόμα δε που έχω δει πιο πολλέ φορέ. Ε, τώρα θα σας πω, έχει μια επική σκηνή στο, οποί στο οποίο και το ένα κομμάτι είναι από αυτή τη σκηνή που έχω δώσει όπου βρίσκει την Μπαφωσακούλα και ένα ξεκινάει ένα μοντάζ που δείχνει, παιδί μου, τη ζωή του με την Μπαφωσακούλα ότι παντρεύονται <laughs> <παιδί>. <laughs> και στο τέλο τη ρίχνει σφαλιάρα και της λέει, όχι, συγγνώμη, θα το ξανακάνει καλά <laughs> και είναι δραματικό τύπου Μαλόμπραντο 50's, ξέρω εγώ ε, Εντάξει, η ιστορία είναι απλή, είναι δύο τύποι που έχουν ποιοι μπάφους και βλέπω μια διαφήμιση που είναι το White Castle, τον Μπεργκεράδικο και θέλουν να πάνε στο Μπεργκεράδικο και από εκεί ξεκινάει ένα road movie το οποίο γίνεται, γίνεται σε σημεία surreal και έχει από όλα μέσα επειδή και οι δύο είναι μετανάστες οι πρωταγωνιστές, ο ένας είναι κορεάτης και ο άλλος είναι ινδός ε, υπάρχει υπάρχει μέσα πολιτικοποίηση αλλά είναι της καφρίλας και αυτή είναι πιο πολιτικοποιημένο. Δηλαδή το πάνω στο πόσους προσεγγίζουν τους ίδιους, επειδή μου, αλλά χρησιμοποιούν όλη την καφρίλα εναντίον του που δέχονται υπέρ τους και για το χιούμορ της ταινία. Ε, τώρα δεν ξέρω αν την έχετε δει, δεν ξέρω αν τη θυμάστε καν. Είναι από τι αγαπημένε μου. Όποιος ε, ψένεται είναι και σε αυτή τη φάση θα τη χαρεί, νομίζω. Στο είδος της θεωρώ κορυφαία. Αυτό. Μόλις τώρα κοίταξα ότι εγώ θυμάμαι ότι είχαν βγει μαζί με το smiley face του Γκρέγα Δεν ξέρω αν ε, Δεν το, το θυμάσαι. Είχε. Με την κλασική πρωταγωνίστρια, θυμάμαι πως τη λένε από το Scary Movie. Τη... Α, ναι. Αναφάρι. Αναφάρις. Ναι, ναι, την αναφάρις. Ε, αλλά έχει βγει πρώτα, άρα ήταν ε, η πηγή για όλα αυτά τα μπαφο αστειάκια και μου λέει αυτή τη φάση. Εντάξει, έχω πεθάνει στο γελιό και με αυτή την ταινία. Ηταν ε, και η περίοδο, ναι, αν θυμάστε, ναι. βγαίνουν πολλέ τέτοιε που ήταν το How High. Dude, Where is my car? Μπράβο, ναι. Είναι, είναι στην ίδια φάση. Ναι, το θυμάμαι το Harold Cummings του White Castle. Το έχω δει πρόσφατα εδώ μεταξύ. Τώρα πριν από -3 χρόνια. Πώ φάνηκε τώρα μετά από χρόνια, ε, δηλαδή, εγώ Στην πολλές. ίδια φάση που ήμουν με το Dude, Where is my car. Δηλαδή okay. με τον Άστρων Κούτσερ με που έκανε 50%, ίσω και λιγότερο. Αλλά κάπου στη μέση. Ε, ε, δεν μπορώ να πω τι μου μείνει ιδιαίτερα. Να okay, okay. Ναι. ναι, γι' αυτό το έκανα τελείω προσωπική επιλογή, αγαπημένη. Οπότε απλά το ανέφερα. Να να πω, το... Ο, όχι, εγώ δεν το θυμάμαι. Το χώρο δεν το θυμάμαι. Είναι καλή ευκαιρία να το ξαναδώ. απλά. τι λεγόμενε stoneer comedy, εγώ να πω. Τι νότια κάπου αυτή. Ναι, ωκ. Okay. Αλλά θα το. Μπορώ να το κομμάτι. Εντάξει, γι' αυτό διευκρίνησα ότι ήταν και περίοδο. Δηλαδή, εγώ μπορώ να το δω και τώρα. Πάρα... Θα γελάσω γιατί θυμάμαι ακόμα σκηνικά την ταινία τα οποία τα σκέφτομαι και γελάω. Οπότε αν τα δω πάλι θα γελάσω. Uh, α, επίσης, η ταινία έχει από τα καλύτερα καμέο γενικά ηθοποιών, με τον, ε, πώς λέγεται ο ηθοποιός, ο Πάτρικ Νίλ Πάτρικ Χάρης. Ο Ξανθός παίζει και στο High Metal Mother, τότε αυτός δεν ήταν, ε, δεν εμφανιζόταν. Αν και ο Ρέινολτζ έχει ένα τρομερό καμέο, έχει πολλά καλά καμέο η ταινία. Ε, απλά ναι, είναι συγκεκριμένη φάση, οπότε δεν ξέρω δηλαδή κατά πόσο αρέσει θα αρέσει, ούτε, σε κόσμο να την προτείνω. Άμα είναι σε αυτή τη φάση, πάντως, όποιος καταλάβει, κατάλαβε, κατάλαβε, πιστεύω θα την εκτιμήσουν. Ε, Έχει ναι. και Escape from the White Έχει βγει και μετά το Escape from... Ναι, και μετά το Go to Amsterdam. Ναι, ναι. Και τα τρία μένω μέσα και τρεις ταινίε. Οπότε, ναι, ε, μου κάνει. Οκ. Okay. Ε, και νομίζω τώρα είσαι για νούμερο ένα. Ναι, ε, νούμερο ένα είναι μεταξύ δύο ταινιών τις οποίες, και τις δύο της θεωρώ από τις καλύτερες κωμμωδίες όλων εποχών. Οκ, okay, safe επιλογή, νομίζω θα συμφωνήσουμε όλοι, υποθέτω, ε, Monty Python. Ε, θα πω τελικά το Life of Brian, που είναι για μένα ισοπαλία με το Holy Grail, δηλαδή αυτά τα δύο είναι αριστουργήματα. Ε, Αυτέ τι ταινίε τι βάζω στην κατηγορία που ανέφερα στην αρχή, που έλεγα ότι υπάρχουν αντικειμενικά κάποιε κομμωδίε που είναι απλά κορυφαίε κομμωδίε. Γιατί είναι και γελίε, αλλά έχουν πολύ ε, σοβαρό υπόβαθρο πίσω και παίζουν με αυτό το πράγμα όλη την ώρα. Δηλαδή έχουν έντονη ε, πολιτική, κριτική, κοινωνική. Και υπάρχει και γελιότητα και το συνδυάζουν άψογα. Δηλαδή, εντάξει, ότι πέθανε ολόκληρη σχολή και εκεί βγάζαν και στι ταινίε του το ανέδειξαν αυτό τελείω. Ε, εντάξει, τι να πω, μοντιπάιθον. Ε, δεν μπορώ να πω πολλά πράγματα. Ενώ Εγώ νομίζω ότι ο Μπράιν κερδίζει στα πέναλτι. Θα έλεγα. Κοίτα, θα σου πω, το Holy Grail... Είμαι μεταξύ και τα δύο έχουν και δύο ταινίσχονα με τα καλύτερα φινάλε που έχω δει. Το Leif of Brian είναι ένα αριστουρκηματικό φινάλε αντικειμενικά. Αλλά το φινάλε του ε, Holy Grail, που απλά του δίνουν οι μπάτσοι, μαλάκα, τι σκεφτεί... Δηλαδή, τι να πω, είμαι, δε, δεν έχω λόγια, ήμουν σέφαση προς σκήνα, όταν το είδα αυτό ότι απλά έρχονται οι μπάτσοι και του δένουν. <laughs> που είναι σε όλη την ταινία, με τα, δεν έχουν άλογα και έχουν τα ψεύστικα τα, τα ξύλινα. Το οποίο λέει το κάνει λόγω μπάτσι, θέλουν να βάλουν άλογα, αλλά δεν είχαν μπάτσι διάλογα και λέει θα το κάνω, θα το κάνουμε έτσι <laughs> <και βάζουν> τα... <laughs> ε, Τι να πω, από σκηνές με, το, με τον υπότυπο που πρέπει να περάσουν. <laughs> Και είναι χωρί χέρια, α πούμε, και λησταμάτα. Και έχει μείνει χωρί χέρια από ένα σώμα μόνο. Δεν είναι έτσι, Χουσέιν. Ναι, ναι. Και με το κάστρο εκεί πέρα που λέει Μα στραμάρχου συνδικαλιστέ, δεν να μισεί το Βασιλιά σα. Όχι, Μισεί στραμάρχου συνδικαλιστέ, δεν έχουμε Βασιλιά, α πούμε. Ναι, οπότε εντάξει, είναι αριστούργημα για μένα. Θρώ αντικειμενικά τι καλύτερε ταινίε όλων των εποχών. Αυτό είναι η safe επιλογή. Και, και εγώ θα σου φωνήσω, είναι κλάσικες Αλλά νομίζω ότι Το humor για να το πιάσεις Πρέπει να έχεις μια επιφανειακή γνώση της ιστορίας Δεν είναι τόσο mm -hmm. Δεν είναι ας πούμε λίθος και πανελίδες Που θα το δεις ότι τάξι, Θα γελάσεις ρε παιδί μου mm -hmm. Είναι τόσο χαζό Αυτό αν έχεις μια επιφανειακή γνώση της ιστορίας θα γελάσεις περισσότερο Γιατί πιάνει. τα τα, τα νοήματα πίσω από τα αστεία. Ισχύει αυτό που λε. Ε, όταν ήμουν, τα είχα δει μικρό σε αυτά. Επειδή ο αδερφός μου είναι μεγαλύτερο, οπότε μου ταύαζε. Και εγώ έβλεπα παιδάκι. Και επειδή υπήρχε το στοιχείο τη γελιότητα, γέλαγα. Δηλαδή, γέλαγα σε βασικό επίπεδο. Μετά, όταν, αντιλα, όταν μεγάλωνα. Και οκ, okay, είχα διαβάσει κάποια πράγματα. Γνώρισα και αντιλαμβανόμουν καλύτερα το χιούμορ και στις δύο ταινίε. μου σε φάση προ δεν γίνεται να. και κάνετε τέτοια δουλειά, είστε ιδιοφυεί, α πούμε. δεν είναι τόσο δύσκολο είναι το Flying Circus, γιατί το Flying Circus έχει κάποιες κετσάκια μέσα τα οποία είναι πιο δύσκολα ακόμα. Ναι, ναι, ναι. Που είναι που πιο αγγλικά. Το ποδόσφαιρο Βο. μεταξύ φιλοσόφων. που ναι, λέει, ναι. λέει <Λεσίλυν> Άμα. Οκ. Δεν θα το πιάσει, φίλε. Εντάξει. Ναι. Αλλά εγώ θυμάμαι στο Holy Grail, είχα ξεκινήσει να γελάω στα δύο πρώτα λεπτά. Γιατί με το που ξεκινάνε τίτλοι τη ταινία, ξαφνικά από κάτω γράφει Ελάτε στη Σουηδία για το μαγευτικό ελάφι. Είναι πολύ νόστιμο. Τι γίνεται, Τι Κατάλαβα ότι. ξέρει, 17 χρονών ήμουν, δεν με είχε προεδράσει κανεί. Απλά λέω θα το δω. Και στα δύο λεπτά κατάλαβα ότι δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο. Ναι, ναι. Απλά ότι συμπληρώσω τη δική του το και τα άλλα φυσικά ήταν τόσο μπροστά τώρα μιλάμε για, για μέσα 7 θα θυμάμαι καλά έτσι Προστέλος. Ναι, Προστέλος, ναι ναι Εκεί. είναι το, απλά να πω το ότι οι Εβραίοι που δίνουν στην ταινία τη τις ατηρίζει τόσο εύστοχα την αριστερά Όπω είναι και σήμερα. Και έχει και το καταπληκτικό αστείο το οποίο έλεγε ο Τζον Κλίζε. Ότι δεν θα το κάνω musical. Αλίμονο, σιγά-σιγά δεν θα το κάνω musical. θέλω να βγάλω το αστείο με τη, με τη λορέτα, Αν θυμάστε. People's Judea Front, People's All Judea. <laughs> ναι, ναι. <laughs> και θέλω Άμε. να βγάλει το αστείο με τη Λωρέτα γιατί είναι λέει σεξιστικό. Το μιλάμε για 45 χρόνια πριν, έτσι. <laughs> λοιπόν, τόσο μπροστά είναι. Πολύ έτσι. θέλω να φωνάστε, Λωρέτα. <laughs> ναι, λέει θέλω να κάνω. Όποιο πέ... <laughs> το ξύτω, το καταλαβαίνει ότι είναι πολύ αστείο. <laughs> δε, έτσι. Όταν τώρα. Συνέχισε η Όχι, αυτό είναι πολύ αστείο. Δεν νομίζω ότι είχαν στο μυαλό του τώρα πριν από 45 χρόνια να κάνουν κάτι εξιστικό Και υπάρχει κόσμο τώρα που το βρίσκει σεξιστικό, δεν ξέρω το οτιδήποτε. Καταλαβαίνει ότι η Αγγλία του 1970 είναι πιο φιλελεύθερη από την Αγγλία, ξέρω εγώ, ή την Ελλάδα ή την Αμερική του 2024. Αυτό. Και αυτό που λε, και όταν τους ρωτάει τι κάνουν από οι Ρωμαίοι για εσά και λέει τίποτα. Ναι, λέει, είναι μέσα στο ίδιο δίπολο αυτό που λε ότι σχολιάζει την. Είναι... Απλά αυτό λέω είναι. Χωρίς να φανεί ελιτίστικο, πρέπει να έχεις, λίγο, να έχεις ναι. διαβάσει λίγο περισσότερο για να τα πιάσει όλα. Αν τα πιάσει όλα, λες, «Έραι, τι έξω αυτό που κάνανε». Εδώ θέλω να σχολιάσω δύο πράγματα. Πρώτον, για το Life of Brian, σκεφτείτε ότι σατυρίζει τη ζωή ε, ενός ανθρώπου, ενός ανθρώπου, που άμα ήταν με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, θα τους κυνηγάγαν να τους σκοτώσουν από το μισό πλανήτη. Από το μισό πλανήτη θα θέλουν να του σκοτώσουν. Αλλά οι περισσότεροι από αυτού που θα θέλουν να του θα το είδανε και θα γελάσανε. Δηλαδή, χάνει εκεί. Δεν, μπορείς, δεν υπάρχει αυτό ο φανατισμό. Τον κρεμίζουν. Και διακομωδώντα σε ιστορικά γεγονότα, κολλούν. Γιατί η σάτυρα, ειδικά στη μεγάλη οθόνη, σε ένα τέτοιο ζήτημα, ήταν σκληρό. Αυτοί τα ξεπεράσαν αυτά τα, ναι, ναι, ναι. τα κολλήματα. Και δεύτερον, να πω το προσωπικό μου από το Holy Grail, το οποίο το έχω στο ταβάνι, ε, όταν ήμουν ένα πολύ μικρό πεδάκι. Είχε ο πατέρα μου σε βιντεοκασέτα και το είχα δει πέντε χρονών. Και από τότε του προσπαθούσα να πω, όταν μεγάλωσα λίγο και έλεγα ότι κάτι λύπη, γιατί είχε χαλάσει η κασέτα, είχε γράψει κάτι από πάνω. Ο πατέρα μου ξέρει, έκανε κάτι τέτοια τρομερά. Και έψαχνα και του λέγα, ήμουν μικρό παιδί, του έλεγα πατέρα. Όταν δεν ήμουν πλέον πέντε, ήμουν οχτώ, του λέγα, «Πού είναι η ταινία που ρίχνουν από το κάστρο μοσχάρια και βόδια στου άλλου. Πού είναι αυτή η ταινία, δηλαδή πού γίνονται αυτά τα πράγματα. Και δεν μπορούσε να καταλάβει ο πατέρα μου, μου λέγε τι είναι αυτό κάποια στιγμή εκεί πιο μετά, στη προεφηβικά χρόνια το πετυχαίνω κάπου και λέω, όχι ρε φίλε, αυτό ήτανε εκεί μετά, εντάξει, ξέρεις, όποτε δεν ήμουν καλά ήξερα ξέρετε, θα βάλω να δω ο σουρεαλισμός ε, στο μεγαλείο του και αυτό που είπατε και εσείς είναι ότι οι ιστορικές αναφορές η ιστορία της ε, Βρετανίας ε, και όλα αυτά είναι μέσα και σατυρικά πολιτική σάτιρα είναι Ψηλό, αψεγάδιαστη Και μετράει μέχρι σήμερα ναι, Άναι, αυτό. Είναι τρομερό είναι, Πιάσανε θέματα δηλαδή, τότε που είναι σήμερα ακόμα επί δηλαδή, Αυτό το σκηνικό που λες με τη Λορέτα Στο Brand, όταν δηλαδή, Δεν το θυμόμουν Το είχα δει σε ένα θερινό πριν μερικά χρόνια Και το βλέπω και λέω Δεν το πιστεύω αυτό <laughs> το, <laughs> πιστεύω, το είχα κάνει και αυτό τότε Το <laughs> Telly Sevens το είχα κάνει Εντάξει, έμεινα μαλέκας Οκ, okay, λοιπόν εγώ θα πρότεινα να πάμε σε να πάμε σαν γέλματακι πριν σε συνεχίσουμε με το top 3 του φάνου για τις κομμωδίες, έτσι να πάρουμε μια ανάσα. Ε, με τι κομματάκια να ξεκινήσουμε, έχει κάποιος αναφορά σε κομμωδίες από αυτά που μου έχετε στείλει? Εγώ ένα το Crazy on you, τον Hart. Ωραία. Είναι σε αυτό το hallden Και... Τα δικά μου δεν είναι κομμωδίε, okay. οπότε. Ό,τι θέλει ο DJ. Ωραία, ωραία. Έλα, λοιπόν, πάμε να ακούσουμε αυτό και θα σου πούμε μετά τα υπόλοιπα. Τα λέμε σε λίγο. Ουσιαστική μουσικούλα για σήμερα. Βασικά, θα πούμε και σε λίγο για το κομμάτι και για την επιλογή. Η πρώτη επιλογή ήταν από, όπως είπα, από το δικό του Top 3. Τώρα, ακούσαμε κάτι από τα Τούθανου. Εμεί, υπενθυμίζουμε ότι μα ακούτε στο radioreboot.gr, μα στέλνετε μηνύματα, μα τύχει τη λωλούλη για τον Borat. Θα κάνουμε μια ειδική αναφορά στο Sassambaron. Ε, ναι, έχουμε γελάσει πάρα πολύ και με τον Πόρατ και με άλλες ε, ταινίες του φίλτα του ε, πάντα στην εκπομπή παρία. Ε, μην ξεχνάτε σήμερα κάνουμε ένα top 3 το δεύτερο μέρος μάλλον top 3 με τρεις αγαπητούς φίλους ε, για ταινίες ε, για κομμωδίες αρχικά και μετά θα πάμε στα thriller horror ε, μας έχουν μείνει από τις κομμωδίες τώρα το top 3 του Θάνου και με αυτό θα συνεχίσουμε για πες ε, θα ξεκινήσω με την ε, νούμερο 3 Είναι το Bowfinger ε, ε, Δεν το ξέρει πολύς κόσμος ε, Είναι με τον Steve Martin και τον Eddie Murphy Εμένα ε, ε, αυτή η ταινία μου αρέσει πάρα πολύ ε, ε, Το concept είναι ότι ο Steve Martin Είναι ένας ε, σκηνοθέτης Ο οποίος γυρίζει τις ταινίες του συνέχεια με κομπίνες Και ψάχνει να βρει έναν ηθοποιό Που να μοιάζει στον ε, Eddie Murphy Ο οποίος υποδείται έναν πολύ μεγάλο ηθοποιό Τύπου Tom Cruise Και το λέω το Tom Cruise Λέω τον Τόμ Κρούζ γιατί στην ταινία κιόλα ε, σχολιάζουν ε, ε, ε, τη εντολογία. Ε, και ο Έντι παίζει διπλό ρόλο που κάνει έναν που του μοιάζει, του Έντι και τον παίρνει ο Στίβ Μάρτιν για να παίξει μια ταινία η οποία είναι τύπου Ed Wood. Το ταλέντο του Στίβ Μάρτιν ω σκηνοθέτη. Τώρα όλα αυτά βέβαια θα μου πει τι μα λένε, okay, γιατί άμα δεν το έχει δει, δεν μπορεί να καταλάβει. Όλο είναι πάνω βασισμένο στον Στίβ Μάρτιν και τη χημεία που έχει με τον Νέντι Μέρφη... η οποία βγαίνει πάρα πολύ καλά στην ε, ταινία. Νομίζω, στα ελληνικά δεν είχε καλό τίτλο... γιατί τώρα τον Bowfinger συνήθω τα είχε κάτι... ο τρελός τα έχει 600 και κάτι... <συσχελίδι> ένα ναι, οκ, okay. και κάτι... Uh, δεν μπορεί να πω πάρα πολλά... Ε, χωρί να κάτσω τώρα να ξέρω την μπλοκή σε κάποιον που δεν την έχει δει την ταινία... Ε, απλά είναι μια πολύ ωραία σάτυρα για το Hollywood... και πώς ε, είναι ίσω η πρώτη ταινία που τόλμησε με, με πολύ αστείο τρόπο να μιλήσει για την σεντολογία. Σε γιατί ο Έντι Μέρφυ παίζει έναν τύπο ο οποίος είναι εξαρτημένο από αυτό το πράγμα και του έχουν, το έχουν πάρει ό,τι λεφτά έχει και δεν έχει για να τον ανεβάσουν επίπεδα και να αισθάνονται πω είναι καλά με τον εαυτό του. Ε, και είναι μία από τις ταινίες που ε, αν δεν εκτιμάς τον Μάρτιν που εγώ με, με, με, με αρέσει πάρα πολύ ε, ε, καταλαβαίνεις γιατί είναι το κομικό ταλέντο που είναι και παραμένει μέχρι σήμερα Εγώ τη θυμήθηκα με το που είδα την αφίσα για να καταλάβεις ε, τη θυμάμαι ακριβώς ε, δε, δεν είχα καταλάβει καν ε, τα περισα οντολογία σκουλουπού αλλά ο Steve Μάρτιν μαζί με τον... Ε, Πανηλήθη στη μία από τι δύο εκδοχέ του Eddie Murphy. Ήταν όντω πολύ διασκεδαστικότερα και εγώ δεν θυμάμαι ακριβώ. Αλλά μπαίνει και αυτό στη λίστα για Rewatch. Το θυμάστε εσεί, Εγώ το ψιλοθυμάμαι. Είναι αλήθεια ότι δεν μου άρεσε πολύ. Ενώ μου αρέσουν και ο Steve Martin και ο Eddie Murphy. Όταν το είχα δει, δεν μπορώ να πω ότι γέλαζα. Οπότε ίσω είναι μια καλή ευκαιρία να το, το ξαναδώ. Και είναι φανταστική. Ειδικά ο Steve Martin την είσαι και κάνει την καρδιά είναι κάποιε από τι αγαπημένε μου προσωπικά. Είναι καλή ευκαιρία για εγώ, Γκότσου. Αυτό έχω να πω, γιατί και εγώ δεν τη θυμάμαι πάρα πολύ την ταινία. Ναι, και εγώ τα ίδια. Δηλαδή, όταν την ανέφερε πριν ο Θάνο, πριν ξεκινήσουμε ένα κουμπί, που μου ανέφερε στον Έντι με τα γυαλιά. Μου σκάσε η αφίσα, η αφίσα. θυμάμαι, γιατί έχει μια πολύ γελία φάτσα, Αντί <laughs> Ναι, ναι, ναι. <laughs> Αλλά η δεν θυμάμαι αν την έχω δει ή όχι. Δηλαδή, μάλλον δεν την έχω δει ποτέ αυτή την ταινία. Οπότε. Δεν έχω να πω καν. Στιβ και Ντι Μέρφι, okay, θα συμφωνήσω, είναι η ερατέρα της κομμωδίας, η 80's εκεί πέρα. Οπότε, ποτέ... φαντάζομαι, θα αξίζει. <laughs> θα πω τι να πάντως όποιος λέει ότι δεν την έχει δει, κάποια στιγμή σωστά όλοι την έχουμε δει. Για να καταλαφθεί η τάκαμε. Ναι, ναι, ναι, ναι. Κάποια στιγμή όλοι την έχουν δει. Ε, ωραία. Ωραία. Λοιπόν, πάμε και στο νούμερο 2. Το νούμερο 2 είναι το top secret. <laughs> ε, εσύ καταλέγεται στην κατηγορία Airplane, ρελεσφαίρες, γιατί είναι τον... Πώ το αυτή αυτοί οι δύο? Ζούκερ. Ζουκερ... Δεν, δεν θέλω να πω Ζούκερμπερ, γιατί θα. Ζούκερ και Abram. Ζέρι Ζάκερ και. Ναι, Ποιο είναι ο άλλος. Ζούκερ hey, Νομίζω, ναι. Είναι το ακρονίμιο Ζαζ. Ναι, το Ζαζ, ναι. Είναι αυτό τον δύο. Εντάξει, το, «Το ψίκρα τώρα είναι μια ταινία η οποία και αυτή είναι βασισμένη πάνω στο φιλολογικό χιούμορ, πάνω στα ε, physical gags, ε, έχουν καταφέρει να βάλουν μέσα τον Νομάρ Sharif που γίνεται αυτοκίνητο <laughs> ε, δεν ξέρω πώς το κάνουν αυτό το πράγμα ε, okay. ε, και έχουν μέσα μπλέξει πράγματα τα οποία ήταν εκείνη την εποχή popular όπως το Blue Lagoon με το Nigel με τα λάδια πάνω του που είναι και αστράφτη ε, και το ατού τη ταινία είναι ότι Παίζει ο Βάλ Κίλιμερ, ο οποίος είναι ένας ε, άνθρωπος, ο οποίος, αν και άτυχος πάρα πολύ, ε, με αυτό που έχει τώρα, δυστυχώς. Την κάνει αστίγη και αυτός προσπαθεί να παίξει τον, ε, αυτό που κάνει ο Λέσλιν Λίσεν, όχι τόσο επιτυχημένα. Αλλά του έχουν πει και αυτό είναι ότι ξέρεις τι, δεν θα σκέφτεσαι πω είσαι σε κομμωδία. Είσαι σε μια ταινία που έχει ένα ρομάτσο με μια τύπησα, είστε στον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο με του Γερμανού κτλ. Και, το και όλα αυτά που γίνονται του, του πάνε πάρα πολύ. Του πάνε πάρα πολύ. Και ε, το top secret είναι μια κομμωδία που ε, όταν γνωρίζω κάποιον άνθρωπο, α πούμε, και μιλάμε για κομμωδίε, είναι στι 5 που θα του πω ότι δέχτηναν, δεν την έχει δει, δέχτη. Χάνεις χρόνο, ε, κάτω τώρα Και το κομμάτι που ακούσαμε τώρα που έβαλε το skit surfing Είναι από το Top Secret Που είναι και από, από yeah. την αρχή της ταινία Που μας δείχνει ουσιαστικά Εκείνο το, το surf mania που υπήρχε ε, Και είναι μια παροδία Όλες αυτές τις φάσεις Που ε, είναι στην παραλία Και έχουν βγάλει τις καραμπίνες Και την, την, την ώρα που κάνουν άλλοι surfing με τις καραμπίνες τις βγάζουν και επιτυχαίνουν στόχους Είναι ό,τι Ό,τι να είναι, και το Top Secret είναι και αυτή το αναρχικό ύφος ε, κομμωδίας... Ε, όπως είναι, το είπα και πριν, airplane και τρελές φέρες κτλ. Ε, ε, ναι, αυτό. Δηλαδή είναι μια κομμωδία που πρέπει να τη δει κάποιος. Ε, μια, μια ταινία πρέπει να τη δει κάποιος, ασχετά είναι κομμωδία ή όχι. Ε, έχω πάρα πολλά χρόνια δει αυτήν την ταινία. Την έχω δει, θυμάμαι να τη βλέω και θυμάμαι να γελάω πάρα πολύ. Απλά δεν θυμάμαι συγκεκριμένα σκηνικά. Αυτό που θυμάμαι βέβαια είναι ότι ο Val Kilmer μου φαινόταν όντως αστείο, και με τα, χρόνια, τα τελευταία χρόνια βασικά που έχω μπει σε φάση επανεκτίμησης του Val Kilmer, Βασικά όχι επανεκτίμηση, τον εκτιμούσα. Απλά θεωρούσα ότι είναι ένας, okay, είναι ένας καλός στοποιός, αυτό μέχρι εκεί Ή, ήταν πολύ πιο πάνω το επίπεδο του. Ο τύπος έχει παίξει πόσα διαφορετικά είδη το και holiday. ήταν σε όλα καλά, σε όλα καλός. Ήταν, έπαιζε καλά ό,τι του δίναν να παίξει, το έκανε καλά, τέλος, οτιδήποτε. Οπότε, θέλω να την ξαναδώ κάποια στιγμή αυτή την ταινία, όντως, γιατί τη θυμάμαι πολύ θετικά στο κεφάλι μου. Απλά, πάνε πάρα πολλά χρόνια και έχω δει πάρα πολλές φορές τα υπόλοιπα των ίδιων δημιουργών, οπότε, ξέρεις, κάπως μου έχουν μείνει τα άλλα περισσότερο από αυτό. Αλλά ναι, το θεωρώ είναι τοπικομωδία έτσι σίγουρα, όσο το θυμάμαι. Και εγώ και συμφωνώ. Νομίζω τα είπαμε πριν ότι αυτοί οι τρει δημιουργοί, το ακρονίμιο ΖΑΣ που λέγαμε, που δημιουργήσαν αυτό το πολύ αναρχικό χιούμορ, στα ΙΤΙΣ, νομίζω ήταν η καλύτερη περίοδο του, γιατί μετά εντάξει κάπου τα σπάσανε και αυτά. Η ατυχία τη χερμή ταινία είναι ότι βρίσκεται ανάμεσα στο airplane και στι τρελέ σφαίρε, και κάπου έχει ψηλό. Όχι χαθεί, αλλά περισσότερο κόσμο θυμάται αυτέ τι δύο. Αλλά είναι πολύ καλή. Υπάρχει σκηνή με τη μάχη προ το τέλο που γίνεται τη τρελή. Χειροβομβίδα εκτό και να την αδερφήσει. Το θέμα είναι ότι. Το που δεν σπάει με τίποτα. Όποιο το έχει δεν καταλαβαίνει. Μπαίνουν στη διαδικασία να κάνουν κομικά γκάγκ, το οποίο είναι πολύ δύσκολο να τα γυρίσει. Όπω το ξύλο που παίζουν στο σαλούν που είναι από κάτω, με στη λίμνη, α πούμε, και πρέπει να το κάνουν αυτό. Και βλέπω ότι κρατάνε τι αναπνοέ του. Μόνο και μόνο να κάνεις δύο λεπτά ένα πράγμα, ότι φτάνουν στα άκρα. Δεν το λυπότσαν, δηλαδή, το. Την ούχι... ταλαιπωρία. Εγώ θα έλεγα ότι καταφέρα να μεταφράσω σε ένα σημείο το χιόμορ που είχαν τα οι Toons σε ταινία με ναι. ηθοποιούς, το Σωστός. οποίο είναι αδιανόητα δύσκολο. Το οποίο δυστυχώς μετά αυτό το χιόμορ εκφυλίστηκε με τενίες τύπου scary movie και το έκανε ο κάθε πικραμένος τέλος παντός της παρούσης. Να πω κι εγώ για το Βαλ Κίλμερ, ναι, πες. Ίδιοι τα κάνανε. Όχι, όχι. Ήταν... Το σχέδιο μου είναι 3 και το 4. Α, το, τε... ναι, το 3 ναι το κάνει ήδη, γι' αυτό και εγώ για μένα το είχαμε στη λίστα μου. Το, αν... το 3 είναι το αυτόν, όντω. Είναι παραγωγή. Δεν... Το 1 και είναι... το 2 είναι τον Βέγαν, το ξέρω. Με... Αλλά το 3 είναι δικό του πάλι. Μετά νομίζω ότι είναι παραγωγή. Δεν ξέρω... Δεν, ξέρω... δεν ξέρω κατά πόσο έχουν ανακατευτεί 100%. Αλλά... Αλλά... Κοίτα, στο 3 είναι σίγουρα νομίζω okay. είναι αυτή. Δεν ξέρω αν είναι και οι 3, αλλά είναι σίγουρα οι 2 εννοώ ο Ζούκερ okay. με τον άλλο. Γι' αυτό και είναι για μένα το καλύτερο τι, το σκεριμούβ, το σκεριμούβι από όλα. Ε, το 4 να δείξει, μπορεί να είναι και στο 4, απλά το 4 δεν ήταν τότε στο σπίτι. Οκ, είναι, δεν το θυμάμαι. Mm -hmm. Δεν να πω απλά για το Βάλ Κίλμουρο, ότι είναι ένα καταπληκτικό ηθοποιό. Υπάρχει ένα ντοκιμαντέρ που νομίζω το έχει, έχει γυρίσει με δική του προβουλία. Το Βάλ, αν δεν το έχετε δει. Εξαιρετικό. Στο οποίο δείχνει ότι έχει ένα πρόβλημα με το λαιμό του και ναι. δεν μπορεί να παίξει πια. να πω ότι είναι ένα ποτημένο ηθοποιό. Είναι τελευταίε του μέρε πριν καταφέρει και δεν, που, που δεν μιλάει καθόλου πλέον. Ναι, είναι, είναι εξαιρετικό ντοκιμαντέρ να το δείτε. Είναι, για μένα είναι ένας ποτειμένος οθοποιός, δεν έκανε την καριέρα που έπρεπε να κάνει. Ε, μπορούσε Δόχι. να παίξει πολύ διαφορετικά πράγματα. Δυστυχώ, την έκανε τώρα. Οι φήμες λένε ότι ήταν πολύ δύστροπος, πολύ δύσκολος. Δεν ξέρω τι, τι ισχύει. Εγώ απλά να αναφέρω ότι η καλύτερη ταινιά τη νομίζω ότι είναι το «Salt on sea. Αν δεν το έχετε δίνει είναι ένα πολύ ωραίο νοάρ. Αυτό. Πότε έχει αυτό, θυμάσαι. Με 2002. Okay. Κοίτα, ο Βαλκίλμερ ναι, ναι. είχε ένα άστρο. Στανάντησε εκεί πέρα ήταν πρώτο Απλά ναι, ναι. έπεσε λίγο και νομίζω έπεσε από αυτή την ταινία με το, που έξηγε με μάλλον Μπράντο. Το οποίο το αναφέρει κιόλας. Α, το, τον Ισίδερ το Μωρό. Ε, αυτή ήταν λίγο καταστροφή σε όλα τα επίπεδα και για, και για τους συντελέστε. Εντάξει, να πούμε το βασικό για τον Βαλκίλμερ, απλά να το αναφέρω. Ο τύπος ήταν ο τρίτος, το τρίτο όνομα στο hit. Με τον Ντενίρο ε, Πατσίνο και στέκεται εισάξια μέσα την ταινία. Δηλαδή, μό μόνο και μόνο αυτό τα λέει όλα. Σε αυτή την ταινία, τη συγκεκριμένη ε, και με αυτού του πρωταγωνιστέ, είναι και ο Βάλ ο οποίο μετράει ο ρόλο του μέσα στην ταινία και σαν χαρακτήρα και στέκεται τέλεια. οκ. Okay. Ε, κερδίζει respect μόνο και μόνο από αυτό. Μα έχει και χιούμορ. Δηλαδή, είναι, έχει παίξει και στο Μαγκρούμπερ, α πούμε. Αν το θυμάστε την κομμοδία <laughs> που είναι σαν το Μαγκάιβερ η παροδία, ναι, που είναι το Σενέλ. Οκ. Μπορεί να κάνει πολλά πράγματα. Τζι Μόρισον, αε... Ναι, όντω. Να θυμίσω το καταπληκτικό που έχει που είναι στα όρια Κάμεο, που είναι στο True Romance, που παίζει τον. Ah, pop, τον δεν ναι. τον... τον δείχνει ποτέ, αλλά είναι καταπληκτική ερμηνεία, χωρί να τον δείξει ποτέ έτσι. Ωραία. Και πάμε στο νούμερο ένα. Το νούμερο ένα, εντάξει, θα μπορούσα να πω πολλέ ταινίε του, αλλά θα πάω με τη... θα Θεωρώ ότι είναι πιο κλασικέ. Είναι το Φραγκεστάιντ Τζούνιο. Η αλήθεια είναι ότι θα μπορούσα τώρα να. Αν μπορούσα να μιλάω για τον Μέλι Μπρουκς θα κάνα στο YouTube βιβλιακάκι μόνο μου, δύο ώρε α πούμε. Ε, το Φραγκεστάιν είναι... Τζούνιορ έχει πάρει το, το μύθο του Φραγκεστάιν και το έχει κάνει με τον δικό του τρόπο. Ε, είναι μία από τις καλύτερε κωμωδίες όλων των εποχών, για... κατά τη δική μου άποψη τουλάχιστον. Δε ως τον ο Τζίνι Βάιλντερ που τεράστιο ταλέντο και από το Blazing Saddles αλλά ειδικά στον Φραγκεστάιν Τζούνιορ ε, τα δίνει όλα για όλα ε, είναι μια από τις ταινίες οι οποίες καταλαβαίνεις ότι ε, όταν ο άλλο έχει. Ε, δεν ξέρω τώρα να το πω. Ότι του βγαίνει η πηγαία το να βγάζει χιούμορ χωρί να προσπαθεί να το, να το βγάλει με το ζόρι, είναι τρομακτικό το ταλέντο κάποιου, ε, ο οποίο είναι ο Μίλι Μπρουξ. Ε, μέσα την ταινία έχει απίστευτα αστεία. Έχει και φοβερή δουλειά γιατί την έχει κάνει τόσο πιστικά να μοιάζει με ταινία εποχή. Γιατί έχει πάρει τα ίδια σκηνικά που γύρισαν τα Φραγκιστάνι με τον Μπόρι Χάρλοφ, ακριβώ τη ίδια με στο Κάστρο. Γιατί είναι ακριβώ το ίδιο. Και είναι από τις ε, κομμωδίες οι οποίες, ε, και εκεί είναι το, η μεγάλη, το, το μεγάλο ατού, είναι ότι ε, ε, είναι κατασκευασμένοι να μην μοιάζει με κομμωδία, γιατί ε, τα σκηνικά, τα κοστούμια, τα, τα έχει δώσει τόση μεγάλη προσοχή, που ξαφνικά κα, συνειδητοποιείς πως από αυτά που λένε πως είναι κομμωδία μόνο και μόνο από αυτό. Εμ... Ε, Μέλι Μπρουξ και θα έλεγα το Frankenstein, Τζούν, αλλά μπορώ να πω. Ε, δηλαδή και το. Πώ το λένε, και το Blazing Chandles είπα και το History of the World Part 1 που δεν είναι τόσο επιτυχημένο, αλλά και αυτό είναι πολύ καλό. Γενικά ο Μέλι Μπρουξ νομίζω είναι για μένα και ζει ακόμα. Και δεν είναι να ζει ακόμα, ναι. Έκανε, είναι και από... part 2, Έκανε και part 2. Το... Δεν ήταν πολύ καλό το Χούλου. <Τι>, το οποίο δεν βλέπω τότε. Δεν μ' άρεσε yeah. αυτό, η αλήθεια είναι. Ε, νομίζω πω είναι το τελευταίο μεγάλο όνομα τη κομμωδία το οποίο είναι η ζωή αυτή τη στιγμή. Ο Αυτό έχω να πω. Ε, εντάξει δεν γίνονταν να κάνουμε εκπομπή για ακομοδίες και να μην αναφερθεί ο Μελμπρούξ δεν έχω δει το Φραγκινστάιν Τζούνιο για oh. κάποιο λόγο δεν το έχω δει ναι. και τώρα πάλι καλύτερα το μύθι να τη λέω okay, είναι κάποιες τρεις κλασσικές που δεν έχεις δει είναι μία από αυτές έχω δει το Blazing Saddles έχω δει το Spaceballs το, το Dracula με τον Λες Νίλσεν ε, Ρομπέντο Δασσόν, Ήρωες με τα κολλάν. Αυτό πάντα θα το λέμε τον ελληνικό τίτλο <Κι> γιατί είναι καταπληκτικός. <Κι> είναι ναι. ε, εντάξει, Λατρεία, κορυφή στην να πω ανέφερες για τους Monty Python εσύ, Χρήστο, ε, ότι κάναν πράγματα που το πήγανε στα όρια. Ε, το κάνει Monty Python, το έκανε και ο Μέλμπρουξ όμως. Π.χ. στο το Blazing Saddles συγκεκριμένα. Είναι ταινία που χτυπάει την... Ε, Πολιτική ορθότητα τη εποχή, αλλά ουσιαστικά ε, κράζει του ίδιους του Αμερικάνου. Γιατί χρησιμοποιεί μέσα, έχει του μαύρου. Τους, ε, ε, έχει το μαύρο τον καμπόι, αλλά χρησιμοποιεί συνέχεια το Νίγκερ. Δεν μπορεί να δει το Τζάγκο για να μην σκεφτεί το κλέδι τη <laughs> Ναι, <laughs> αλλά το χρησιμοποιεί όμω για το κωμικό. Δηλαδή καταλαβαίνει ότι είναι λάθο όλο αυτό. Δεν το χρησιμοποιεί ότι χάχα είναι αστείο είναι Νίγκερ, αλλά ουσιαστικά κράζει του Αμερικάνου ρατσιστέ. Με αυτήν την ταινία, που βάζει ήρωα ουσιαστικά που είναι μαζί με τον Τζίνι Βάιλντερ μπροστά τη. Και επειδή τότε ήταν όντω ήδη από τα 70, ήταν ακραίο να πει στη μεγάλη οθόνη στενία Νίγκερ και το χρησιμοποίησε σε πολύ έξυπνο τρόπο υπέρ τη σε αυτό το πράγμα. Και χωρί να είναι όντω προσωπικό. Δηλαδή, ακόμα και ένα, φαντάζομαι, ένα μαύρο προσωπικό θα πιάσει ότι, οκ, okay, ρε παιδί μου, το κάνει σωστά και είναι σωστά, α πούμε, πολιτικά αυτό που κάνει. Αλλά είναι ακραίο ο τρόπο γιατί είναι ακραίο το χιούμορ του ρε παιδί μου αυτό. Ο Μιλ Μπρουκς είχε πολεμήσει στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Ήταν ε, Εβραίο. Ο ίδιο έχει πει ότι έχοντα ε, βρεθεί ε, πρόσωπο με πρόσωπο με το θηρίο που έλεγε ότι είναι οι Ναζί, σου λέει ότι μετά από τόσα χρόνια κατάλαβα ότι ένα όπλο, μάλλον το μεγαλύτερο όπλο που μπορεί να του χτυπήσει, είναι απλά να του διακομωδεί. Δεν ξέρω αν συμφων... αλλά Το, το, το έλεγε ένα άνθρωπο ο οποίο το έχει ζήσει. Εξού και η πρώτη ταινία που έκανε, το The Producers, που είχε κάνει τον ε, άλλον τον ε, Γερμανό να το. Να κάνει το Springtime for Hitler in Germany» που το έκανε musical και όλοι είχαν να λέει τι έκανα» αλλά σου λέω ότι για μένα θέλω να τους πατήσω κάτω, με το με, να τους εμ, αποκαθυλώσω σαν image ας πούμε. Ναι, τους, διακο... τους ξεφτυλίζω ουσιαστή. Οπότε είναι δύσκολο απ' έναν άνθρωπο ο οποίος έχει... Εμ, μάλλον να, να, να θεωρείς πως είναι προσβλητικός, κατάλαβες τι εννοώ, ενώ ο ίδιος ανήκε ναι, στους ναι. απειλούμενου. Εκείνη τη εποχή και ο ίδιο έχει. Κοίτα, κάτι αντίστοιχο κάνουν οι Way, τα αδέρφια Wayans στι κομμωδίε του, που ουσιαστικά διακομωδούσαν και την, και την ίδια την κοινότητά του. Okay, δηλαδή, διακομωδούσαν π.χ. και το Spike Lee, ότι είσαι πολύ διδακτικό. Δηλαδή, μην μα πειλά διδακτισμό Θα το διακομωδίσουμε και αυτό. Οπότε, από εκεί είναι πιο δεκτό, μου, όταν το χρησιμοποιεί και ο άλλο που ξέρει ότι ανοίξει αυτό το πράγμα, δεν είναι κάποιο. Okay, που θα το χρησιμοποιήσει και για παράδειγμα. Και ο Κίνπυλ το κάνει αυτό. Μπράβο, Φίλ. και ο Ναι, σωστά. Και εκεί είναι το πιο πετυχημένο χιούμορ. Και. Εντάξει, κοίτα, εγώ είμαι περί τη καφρίλα στην κομμωδία. Δηλαδή, πιστεύω, όπω είπα και ότι υπάρχει αυτή η ισορροπία και ότι μπορεί να χρησιμοποιήσει, να διακομωδήσει το αρνητικό κομμάτι τη κοινωνία. Δηλαδή, μπορεί να το κάνει. Και μέσω αυτό να, να χρησιμοποιήσει πράγματα που είναι προσλητικά, αλλά στην ουσία, αν κοιτάξει βαθύτερα, δεν είναι προσλητικά. Δεν το κάνει να προσβάλλει. σα-ίσα προσβάλλει του θήτε αυτού του πράγματο. Ε, και ο Μέλ έκανε το ίδιο πράγμα και το έκανε τότε, στα Seven τη. Τι να πω, κι αυτό ε, είναι τεράστιο. Απλά να συμπληρώσω από τι κλασικότερε κομμωδίε. Ε, νομίζω ότι ο Μέλ Μπρουξ ήταν εντό αγωγικών ο πρόγωνο των ζαζ που λέγαμε πριν σω άνοιξε τον δρόμο για αυτούς και αυτοί απλά λύσαν το χειρόφρονο και το πήγαν πιο πέρα. Ίσως νομίζω και εγώ νομίζω ότι είναι η καλύτερη κομμωδία του αυτή. Ε, πάρα πολύ κλασική και νομίζω και εδώ πέρα πάλι το στοιχείο είναι το ίδιο ότι και οι ηθοποιήσει το σοβαρά. Το μυστικό σε αυτό το δε δηλαδή στην κομμωδία είναι ότι όπω είναι η αγγλική ορολογία το παίζει straight. play straight. Το παίζει κανονικά σαν να δραματική ταινία χωρί να σε ενδιαφέρει το τι ακριβώ γίνεται γύρω σου και, και αυτά το οποίο είναι πολύ πιο δύσκολο από ακούγεται αυτό να πω. Σίγουρα. Εγώ το μόνο που θα προσθέσω είναι από ψήφους, κριτικών και αν και δεν τα πολύ πιστεύουμε αυτά, αλλά έχει μια σημασία. Το Frankenstein Junior μαζί με τον Dr. Love θεωρούνται από τις πρώτες που έχουν ταινίες κομικές, οι οποίες έχουν πραγματικό βάθος και έχουν αφήσει στίγμα. Αυτό. Ε, και τώρα που είπες αυτό νιώθω πολύ άσυμα που δεν την yeah. είπε κάποιο αμά που δεν σκεφτήκαμε τον Δ. Strange, λαβρεπαιδιά δηλαδή. Course, και το έκανε ο Κιούμπρικ Εντάξει, νομίζω ότι είναι πολύ κλεισί. Είναι πολύ καλή να ώρα που μιλήσω προσωπικά. Τόσο αστεία δεν τη θεωρώ. Είναι έξυπνη. Δηλαδή είναι το χιούμορ που θα γελάσει, είναι το έξυπνο, το δεικτικό. Κι εντάξει, έχει ένα σημείο που γελάω πολύ που δεν μπορεί να συγκρατήσω το χέρι του. Εκεί γέλασα πάρα πολύ. Αλλά είναι αυτό. Που συμφώνω να μιλήσω στην εταιρεία. Μα το, το φημαίνω ότι μιλάμε όλοι για ταινίε που γελάσαμε. Δηλαδή... Να, είναι και αγαπημένες, okay. Α, ναι, και αγαπημένε. Ναι. Και που τρομάξαμε κιόλα κάτι. <συσχε> Ωραία, λοιπόν, έρχεται. Και επειδή έρχεται, πάμε να βάλω εγώ την κατάλληλη μουσική. Για να ξεκινήσουμε σιγά-σιγά το top 3. Θα κάνουμε σε λίγο... Θα το πηγαίνουμε ένα-δύο ε, παρουσιάσει, top 3. Ένα διαλυματάκι να μην κουράσουμε. Σε επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Βασικά δεν κλείνω καν μικρόφωνα. Θα ακούσουμε μόνο μουσική. με το main thing του Συσπίρια έτσι ένα αφοροτιμής και στον κύριο Αρτζέντο Δαριο Ατζέντο και γενικότερα όπως λέγαμε πριν από λίγο και εκτός αέρα ότι π.χ. τα άλμπουμ των Goblin μπορείτε απλά να τα ακούσετε και να ταξιδέψετε όπως λέγαμε πριν ότι όλα αυτά βγάζουν μια ατμόσφαιρα τρομερή, νομίζω το έχουνε καταφέρει στο έπακρο και ήταν μια εισαγωγή για να πούμε στο top 3 ε, στις ε, thriller horror ε, Όπως θα φανεί και επειδή ξέρω περίπου τι θα πείτε ε, Σίγουρα το thriller και το horror έτσι, μαζί είναι αρκετά ε, ανοιχτό σαν ε, θεματική Δηλαδή μέσα μπορεί να είναι και ένα αστυνομικό thriller ε, κάποιο μπορεί να έχει βάλει και ένα τύπο, slasher, δεν ξέρουμε ε, Θα τα δούμε ε, όλα αυτά σε πολύ λίγο και νομίζω ότι θα ξεκινήσουμε πάλι με τον Κώστα, ο οποίο θα μα αρχίσει να μα πει τα δικά του. Ε, και εδώ να πω ότι δυσκολεύτηκα. Λιγότερο βάλαμε τι κομμωδίε. Για ποιε πολλ... περισσότερε επιλογέ εδώ, μάλλον. Εδώ είναι. Προσπαθώ να σκεφτώ ότι ίσω είναι λίγο πιο εύκολο. ότι ποια ταινία έχει τρομάξει. Δηλαδή, νομίζω ότι δεν το ξεχνά αυτό. Ε, οπότε έβαλα επιλογέ. Πάλι κάπου είναι κλασικέ, αλλά νομίζω ότι δεν μπορεί να ξεφύγει. Εγώ στο 3 έχω το video drone. <laughs> του Κρόνεμπεργ, Ο οποίο Κρόνεμπεργκ να πω ότι είναι από του πιο ιδιαίτερου κινοθέτε, αυτό το λεγόμενο body horror που έχει κάνει, είναι από τα πιο ιδιαίτερα πράγματα που έχω δει στο κινηματογράφο. Το βίντεο δρόμου, ίσω να είναι λίγο ξεπερασμένο σήμερα. ίσως τα χειροποίητα εφέ, τα οποία ταυτόχρονα είναι το μεγάλο του συν για σήμερα, να είναι λίγο ξεπερασμένα. Αν το έχει δει και σε συγκεκριμένη ηλικία, δεν μπορεί να μη σε στιγματίσει να μη σου μείνει. Είναι, είναι απόκοσμη, είναι πραγματικά απόκοσμη. Και ενώ το λέω ότι. Επειδή έχει να κάνει με τηλεοπτικέ συχνότητε και αυτά και τώρα την εποχή του Ιντερνετ μοιάζουν λίγο παροχημένα. Το, δεν ξέρω αν θα το δει κάποιο κάτω από τι ειδικέ μα ηλικίε και θα εντυπωσιαστεί. Εγώ θυμάμαι ότι όταν το είχα δει παιδιά είχα πάθει η ζημιά. Δηλαδή, και όταν είδα μάλιστα το πότε βγήκε η ταινία είχα σοκαριστεί. Δηλαδή από τα φοβερά πρακτικά εφέ .E. που έχει, που σίγουρα κάπου θα το έχετε δει όλοι, αυτό με την οθόνη που βγαίνει το χέρι από ε. μέσα και την ατμόσφαιρα. Την ταινία τη πιο αντρεχιαστική που έχω δει. Εδώ απλά συμπληρώσω ότι. Ο... Και ήθελα να βάλει και άλλα μέσα, να διαβάσει, να βάλει και άλλα μέσα <laughs> ο Κρόνοπεν, τα οποία δεν γινόντουσαν με τον budget που είχε. Και η έμπνευση του ήρθε, λέει, όταν ήταν πιο μικρό και έψαχνε κανάλια στην τηλεόραση για να ρωτιόταν αν θα πετύχει κάτι που θα τον τρομάξει. Και κατέληξε να κάνει αυτή την ταινία. Είναι από τι πιο ιδιαίτερε ταινίε τρόμου και νομίζω γενικότερα από τι πιο ιδιαίτερε ταινίε που υπάρχουν γενικά. Livestream stream, πριν το live stream, πριν το κάνουν από το Ιντερνετ, το έκανε στο Vidéodrome ο, ο φίλο Η ε, ε, Τρομερό έβριμα το οποίο το σκέφτηκε για να λειτουργήσει την ταινία. Μην πούμε και πάρα πολλά για την ταινία, για όλο αυτό που έδειχνε στα live stream. Ήταν πριν υπάρξει δυνατότητα μέσω του Ιντερνετ για live stream. Το σκέφτηκε, εμπά περιπτώσει. Για πείτε. Ε, Αυτό που λε. Ε... Με την ηλικία μετράει πάρα πολύ γιατί μου έχει μείνει από πεδάκι η σκηνή που βγαίνει το χέρι μέσα από τηλεόραση. Λέει, το θέμα που το έχω πετύχει τυχαία. Όχι την ταινία. Πέτυχε απλά σκηνή κάπου το διαφημίζανε, τρέιλερ στηλεόραση. Ή ε, κλασικό πλάνο, ναι. Όλο και θα το. Και μήχε... αυτό μου είχε μείνει. Έλεγα λέει, παιδάκι ότι. Καταλάβαινα, α πούμε παιδάκι, ότι αυτήν την ταινία άμα την δω θα χεστώ πάνω. Δεν μπορώ να τη δω τώρα. Αλλά λέω κάποια στιγμή αυτήν την πρέπει να την δω. Την είδα πιο μεγάλο. Εντάξει, κόνοπερ τη θεωρώ κορυφαίο δημιουργό. Ε, και αυτό που λε με τον. Ε, ότι μπορεί να είναι παροχημένο με τις τηλεοπτικέ κοινότητε. Ε, θα σου πω. Συμφω, και διαφωνώ και σύμφωνο. Δια, ε, συμφωνώ, α ότι OK, χρησιμοποιήσει τηλεόραση για τηλεόραση ήταν τότε ε, το μεγάλο πράγμα, α πούμε. Ή, αυτό που έδινε ότι κυριεύει τι μάζες ήταν τηλεόραση. Αλλά θεματικά είναι ακόμα, στέκε, ακόμα αυτό που θέλει να πει στην ταινία. Το πώ είμαστε εξαρτώμενοι, πώ εισχωρεί η τεχνολογία σε εμά. Και γινόμαστε ένα μέσω τη ε, θέαση, α πούμε, που είναι η τηλεόραση. Σήμερα είναι το ίντερνετ. Και σήμερα είναι πολύ πιο έντονο. Νομίζω ότι έχει πέσει πολύ μέσα ο Χόνεμπερκ σε αυτά που ήθελε να πει στην ταινία, στο πώ έχουμε γίνει ένα με, την, με αυτό το είναι πράγμα. Είναι αυτό που ο Χρήστο έχει δίκιο ότι ίσω είναι. Ήταν, γι' αυτό που, η ταινία πήγε και άκουλα. πολύ μπροστά για την εποχή. Ότι ναι, έδειχνε ναι. Το, το live stream και τα live cam πολύ πριν είναι καν ιδέε στο μυαλό κάποιων. Ναι και βλέπει, δηλαδή όταν το είχα δει προς τέχα πάθει πλάκα, λέω, τι έκαν? δηλαδή πάλι έπαθα αυτή τη ζημιότητα, τι έκανε ο τύπος ας πούμε, δηλαδή προφητικό, που δεν είναι τόσο προφητικό, απλά ο τύπος είχε την διέστηση ας πούμε να το... με φάση αυτά που έλεγα για την τηλεόριση είχε τη σωστή... σωστή, είχε τη δική του αντίληψη η οποία πέφτει μέσα ας πούμε, και σήμερα και σήμερα είναι ακόμη πιο έντονο. δηλαδή το βίντεο ντρόμου που νομίζω είναι πολύ πιο σχετικό σήμερα από ότι τότε. Ε, αμάς σκεφτείτε ότι αυτή τη στιγμή οι νεολαίοι, δηλαδή οι περισσότεροι χρήστες παγκοσμίως Που μπαίνουν σε αυτά τα live stream καλά για πώ τα λένε Τα το Twitch Όλα αυτά, όχι μόνο το Twitch και άλλα που είναι και η μισεξουαλικού περιεχομένου Τα onlyfans όλα ναι, αυτά ναι. Βασανισμούς, ναι, live stream ναι. Παιδιά ήταν τώρα η ταινία από εκεί που δεν το περιμένεις Ο τύπος φαντάστηκε και αρρωστημένα πράγματα ναι. ε, και τα έδειξε στη μεγάλη οθόνη. Και αυτό το body horror, το οποίο έχει κόλλημα όπως και στο Existence και σε αυτό όποιος θέλει να δει και τα υπόλοιπα, ή την τριλογία, το Crash, το Spider και γενικότερα, όλη πάντα η θεματολογία του έχει σχέση με παραμορφώσεις σώματος, ναι, ναι. πως η τεχνολογία ήταν ένα λίγο πιο horror. Ε, cyberpunk έκανε ο Cronenberg, γιατί προσπάθησε να βάλει την τεχνολογία να τη βάλει στο σώμα, δηλαδή εντάξει, τρομερός, το αξίζει άπειρο γι' αυτό. Και απλά να συμπληρώσω το ότι αυτό που δείχνει στην ταινία ουσιαστικά είναι στυνά φιλμς, έτσι. Δηλαδή ναι, ναι. Να... Δεν σπολιεριάζουμε κάτι φοβερά τώρα, oh. αλλά ουσιαστικά έχει να κάνει με στυνά Εντάξει και παίζει και η Ντεμπιχάρη, έτσι. Ίσως τον καλύτερο ρόλο νομίζω, που έχει κάνει σε... <laughs> σε... σε ταινία, έτσι. Έχει προσπαθήσει και σε άλλα, αλλά, εντάξει, ναι. Τάνω το Ναι, το έχω δει. Ε, δεν έχω να προσθέσω κάτι, γιατί το οποίο έχω στο ήθελα να πω ότι δεν είναι μη σχετικό, ότι είναι πάρα πολύ σχετικό με το... Uh, δεν, δεν είναι outdated. Και θα επανέλθω σε αυτό σε μια δικιά μου ταινία που θα πω σαν αφορά τη τεχνολογία και τηλεοράσκη και τέτοια. Όχι, δεν, έχει, δεν είναι καθόλου outdated, γιατί δεν μπορούμε να το κρίνουμε με βάση μια ηλεκτρονική συσκευή, αν έχει ξεπεραστεί ή όχι, αν είναι σχετικό αυτό που λέει ο... Ε, ειδικά, αν έχεις πιάσει ένα γενικότερο... Ε, αυτό που θες να πεις, είναι λίγο, λίγο πιο κυκλικό... Ε, ε, δεν είναι δύσκολο να θεωρηθεί κάτι πώ είναι outdated. Ε, εκτός για μιλάμε για μια ταινία εποχή... που μιλάει για ένα πολύ συγκεκριμένο πρόβλημα... οποίο είχαν τότε, που δεν είχαν ρεύμα... και μετά πάμε... ξεφύγαμε. Όχι, δεν είναι ξεπερασμένο. Αυτό ήταν που ήθελα να πω... και, και το είπε και ο Χρήστος, οπότε δεν είναι ότι... Να αποκτά σε αυτό. Ωραία. Όποιο δεν το έχει δει, γενικότερα γιατί είναι δεν θα πω ψαγμενιά, αλλά γενικότερα τουλάχιστον σίγουρα νεώτερε ηλικίε δεν έχουν επαφή με τον κύριο Γκρόνεμπερ. Και να πούμε ότι όπω είπαμε και πριν έχει βγάζει και ο γιο του αντίστοιχε ε, ταινίε. Ο οποίο γιο του καλύτερα μην βγάζει ταινίε, αυτό έχουν αυτό. Ε, το <laughs> ε, το <laughs> Infinity Pool πιανού ήταν. Ε. You? Έχω δει, νομίζω δύο έχει κάνει, Έτσι, έχω δει και τι δύο ε, πίσω στο σχολείο. <laughs> Don't quit the data. <laughs> Για πες Κωστί τη δεύτερη Στη δεύτερη εντάξει τώρα πάλι κλασικά πράγματα Πάλι 80's ε, Έχω το Prince of Darkness του Carpenter Λοιπόν που λοιπόν. Carpenter Είναι μίδες δεκαετία του 80 Δεν έχει βάλει κακή ταινία Δεκαετία του 80 Είναι φοβερό ότι μόλις μπήκαν τα 90's Είναι λες και χάθηκαν τα ταξόρκια Και ότι έβγαλε σχεδόν δεν βλεπόταν λες, πάνω, Το Prince of Darkness είναι ίσως Πρέπει να πω από τις... Χωρίς να έχει μεγάλη σχέση Ούτε είναι απευθεία μεταφορά, ίσω είναι μια ταινία που πλησιάζει. Και θα μπορούσε να, να είναι μεταφορά ενό διηγήματος του Lovecraft στο, στον κινηματογράφο. Όπου κάποτε πραγματικά σχεδόν με το τίποτα. Δηλαδή, γιατί δεν είχε ποτέ, ποτέ προπολογισμό για φοβερή ταινία. Ναι. ναι, κάνει μια καταπληκτική ταινία, μπερδεύει το μεταφυσικό με την επιστήμη. Και έχει κάνει μια ταινία που είναι ανατριχιαστική, εντελώς ανατριχιαστική, έχει τρομακτική ατμόσφαιρα. Και πάλι εδώ να πω ότι τα πρακτικά FA είναι το μεγάλο σύν, όπου είναι πολύ πιο πιστικά και δίνουν περισσότερο στην ταινία. Δεν είναι από τις πολύ γνωστές του, αλλά εγώ θα το ξαναπώ ότι είναι... Από τι ελάχιστε που είχε καταφέρει, ίσω ο Κάρπεντερ δεκαετία του 80 να μπορούσε να κάνει μια μεταφορά διηγήματο του Lovecraft και να ήταν αριστούργημα. Αυτό. Ε, μπράβο, την επιλογή. Εξαιρετική. Εντάξει, έγιναν ναι. πάλι για χώρο να μην αναφέρουμε Κάρπεντερ, ενώ έχω και εγώ ταινία Κάρπεντερ μετά να πω. Ε, το πίσω Ντάργαν είναι τι πιο υποτιμημένε του. Ε, δεν μνημονεύεται ιδιαίτερα. Και είναι, είναι και κομμάτι τριλογία, νομίζω. Τη δικιά ναι, ναι. είναι το Think. Το Prince of Darkness και το In The Mouth of Madness που είναι η τελευταία του ταινιάρα. Ναι, ισχύει. Στα δηλαδή, έκανε η μόνη του ταινιάρα στα 90s, ήταν. Ισχύει. Ε... Το οποίο είναι στο Cosmic Trilogy, όπω λέει ο ίδιο. Ναι, ναι. Από ναι. Lovecraft. Και το, και, το Thing, και το The Thing Lovecraft, θεωρείται. Ναι, ναι. Που το Mouth of Madness είναι το αποκορύφωμα τη Lovecraftικότητα. Ναι, εγώ α mm. που δεν έχω διαβάσει ιδιαίτερα Lovecraft, ξέρω πολύ βασικά πράγματα. Ε... Αλλά από ό,τι μου έχουν πει και άτομα που όντω έχουν διαβάσει και αυτά είναι. Ο Κάρμπντερ είναι ένα από του λίγου δημιουργού που κατάφερε να πιάσει ε, την ατμόσφαιρα του Lovecraft και να το οπτικοποιήσει, α πούμε. Χωρί να κάνει αμυγό-αμυγό Lovecraft, αλλά η Lovecraft-ική επιρροή ήταν πολύ έντονη. Τώρα δεν ξέρω εσεί, νομίζω ότι έχετε διαβάσει και λίγο. Έχετε διαβάσει Lovecraft, ικη επιρροη ηταν πολυ εντονη τωρα δεν ξερω εσεις νομιζω εχετε διαβασει και λιγο εχετε διαβασει lovecraft ξερετε καλυτερα ας πούμε. Για να ναι, γι' αυτό και, πείτε και εγώ το αναφέρω. Γιατί στο Prison of Darkness. Σχεδόν δεν δείχνει τίποτα έτσι. Δηλαδή, είναι η ατμόσφαιρα, σου δείχνει κάποιε εικόνε πολύ φευγαλέε. Και τον Άλι λοιπόν, Cooper. <συσχεδί> λοιπόν, ο Άλι Cooper είναι το κέραν σαξιντούρτα. Και ακριβώ εκείνη και η μαγεία και στα γραπτό του λαφρά. είναι η ατμόσφαιρα, δεν δηλαδή, σου δείχνει κάτι συγκεκριμένο. Νιώθεις μια αόριστη απειλή. Τώρα το λέω όσο πιο συνοπτικά μπορώ. Και αυτό το κατάφερε ο Κάρπεντερ στο of Darkness. Δηλαδή, δεν, έχει, δεν θα δείτε κάποιο τέρα στην ταινία, όπω είχε πούμε, στο The Think. Εδώ η απειλή είναι πολύ πιο αόριστη. Ναι, απλά και στο Think είναι απόκοσμο. Δηλαδή το τέρα δεν έχει συγκεκριμένη μορφή οπότε. Ναι, ναι απλά το, πάλι... εκ, εκεί το βλέπει το τέρα. Το ναι, το ναι, αυτό δε, είναι εδώ. Δε, δεν βλέπει κάτι. Όντω. Ε, να πω για το Prince of Darkness: κορυφαία σκηνή με τον Καθρέφτη, καταπληκτική. Και ο τύπο έκανε και κάτι πρωτοποριακό νομίζω. Ε, αυτό πάει να το έκανε πρώτα. Κάποιε σκηνέ που έχει που δείχνει ουσιαστικά τη μορφή του στα σκιά του ναι, ναι. Prince of Darkness, που είναι ουσιαστικά ο που έρχεται. Ε, και όπω το έχει συνοθετήσει, λε και είναι καμεράτο τύπου Μπλερ Βίτζ. Και νομίζω ότι το έκανε πρώτο. Λέγανε ότι έκανε πρώτα αυτό το πράγμα. Έδωσε στοιχεία, α πούμε, που δεν, το είχε, δεν το είχαν εμφανίσει άλλη ταινία πιο πριν, α πούμε. Και έχει κάνει το εξή αυτή τη σκηνή. ότι έχουν τραβήξει το πλάνο και το, το τραβάει μετά από μια οθόνη τηλεόραση. Γι' αυτό φαίνεται έτσι. Ah, okay. Ξέρει η εικόνα περίεργη. Το οποίο είναι. ότι ο άνθρωπο κατέχει πολύ το μέσο. Γιατί αν θυμάστε τις σκηνές αυτές που δείχνει τον αντίχρηστο Όντως η εικόνα φαίνεται περίεργη, φαίνεται φορμμένη Ναι, εμένα μου βγάλω καμερά Όταν το είδα πρόσφατα πάλι που παρατήρησα παραπάνω Λέω, αυτό είναι Blair Witch Ενώ τέτοιος να βλέπω καμερά Πώ λέει, found footage που τα λένε Τίποτα καταπληκτικό Για ποιον δεν το έχει δει Το βλέπει, δεν έχω να πω κάτι παραπάνω Αγαπημένο κιόλα. Ναι, όχι, δεν έχω να προσθέσω κάτι. Ο Κάρπεντερ για μένα το έχω και εγώ. Μάλλον τον. Ε, του δίνω τα εύσημα ότι προσπάθησε και αυτό να φέρει ε, την αισθητική του Lovecraft στην μεγάλη οθόνη. Η οποία είναι δύσκολη γενικά. Έχει γίνει από διάφορε απόπειρε. Μάλλον διάφορε απόπειρε απλά δεν, δεν το κάνουν full και απλά παίρνουν στοιχεία και το βάζουν μέσα. Όπω το Razor Things, α πούμε, που όλοι νομίζουν πω είναι η πενεφεύρεση του κύκλου, αλλά δεν είναι ουσιαστικά. Τέλο πάντων. Ε, ναι, είναι από τους λίγους που προσπαθήσαμε να το κάνω αυτό Το Prince of Darkness είναι μια που την είχα δει μια φορά 10 χρονών Και την είδα και πριν από τρεις μήνες πάλι Γιατί έτσι λέω, ξέρει ενώ την είχα ξαναδεί βέβαια Κάτσα να δω πολύ πιο... Ε, με προσοχή Εάν δεν αγαπάς το είδος Αν δεν είσαι μάστορας Αν δεν κάθεσαι να... Ε, αν δεν έχει ολοκληρωμένο όραμα, αυτή την ταινία δεν μπορεί να την κάνεις Αυτό είναι το Pitch of Darkness και έτσι είναι και οι ταινίε οι προηγούμενε που είναι μέσα στην τριλογία του. Ειδικά το Mouth of Madness που το, είναι, που το απογειώνει αυτό το πράγμα. Και είναι πάρα πολύ δύσκολο, όπω είπε και ο Τζέσεν, ότι δεν μπορείς να εύκολα να κρατήσει το ενδιαφέρον των θεατών χωρί να δείχνει. Τι είναι αυτό που πρέπει να φοβόμαστε. Αλλά παρόλα αυτά, να καταστοθετεί σε μια ταινία που είναι μια μισή ώρα πλάσ. Θα είναι πολύ δύσκολο. Ωραία. Και ήρθε η ώρα να πάμε στο. Πάμε στο μερό. Ένα μικρή παρένθεση. Μια και με έχουν στο Lovecraft. Και το είχα στο μυαλό μου να το πω. Και η ταινία δεν μπήκε στο παρά ένα. Η καλύτερη ίσω ταινία που είναι βασισμένη σε γραπτό του Lovecraft είναι το, το DAGON. Αν το έχετε δει. Mm -hmm. Είναι ένα B-movie mm -hmm. που έναν τύπο ο οποίο έκανε B-movie horror. Που για κάποιο λόγο ο τύπο το πέτυχε. Είναι εξαιρετική μεταφορά. Αυτό, ποιο θέλει να το ψάξει. Να σου πω είναι αυτό ο Στιούαρτ mm. ναι. Γκόρντον, που είχε κάνει και στα ATS. Ναι, ναι. Animator και αυτά. Μπράβο, ναι, ναι, ναι. Μπράβο, ναι. Το ναι. Ο οποίο ο τύπο το πέτυχε. Δεν ξέρω πώ το κατάφερε. Και με ελάχιστο μπάτζετ η ταινία βγάζει κάτι το απόκοσμο. Και είναι. που να έχει και μπάτζετ, δεν ξέρω τι θα κάνει Αυτό. Εγώ στο ένα τώρα θα πρωτοτυπήσω. Έχω βάλει μια ταινία που θεωρώ το καλύτερο θρύβετ τα τελευταία 15 χρόνια. Είναι το Sinister. Ε... Μια έρευνα κάπου κάνανε. λέει ότι βάλανε σε κόσμο να δει ταινίε και του μετράγανε του και Όσοι ήταν το σύνθησαι, τρομάξαν το περισσότερο. Εντάξει, θα είναι βλακίε. Απλά το αναφέρω. σω θα... με το, το Ρίγκο θα συνέβαινε να του ρουβά <laughs> αυτό, αλλά δεν ξέρω. Λοιπόν, το σύνθησαι το οποίο το έκανα να το δω χωρί προσδοκίε είναι αλήθεια. Η ταινία πραγματικά σκιάχτηκε. παιδιά, δεν μπορούσα να κοιμηθώ το βράδυ. Άφησα φωτανοιχτά ω αστείο και Δεν έχει κάτι το ιδιαίτερα Η ιστορία, δεν είναι κάτι το φοβερό. Αλλά είναι η εκτέλεση δηλαδή από, το, από τα φιλμάκια που έχει τα οικογενειακά τα οποία σου δείχνει στην αρχή ότι είναι κανονική η ζωή μιας οικογένεια και μετά σου δείχνει κάτι που μοιάζει με ένα φιλμ κυρίως όμως έχει να κάνει νομίζω το μεγάλο ατού της ταινίας είναι ο ήχος, ο ήχος είναι, η χρήση του ήχου και του σαν design είναι τόσο καλή είναι τόσο ανατρεχιαστική όπου πραγματικά δεν θέλω να την κάνω την ταινία θα την κάνω, θα είναι με κλειστές πόρτες και με όπ <laughs> Δεν είναι το Σίνσερ είναι η πιο πρωτότυπη ταινία του κόσμου, αλλά είναι η καλύτερη εκτέλεση που έχω δει. Δηλαδή, πραγματικά τρόμαξα, πραγματικά μου έμεινε. Και ξαναλέω, δεν έχει. Με ένα στοιχειωμένο σπίτι είναι με κάτι τέτοιο, μια συνταγή να έχουμε 150 φορέ, αλλά πραγματικά. Ο σκηνοθέτης, ο οποίο πολύ καλό στα θρύλαιρ. Ο Σκοντ Έρικσον. Ναι. Εκεί πέρα για μένα πέτυχε το τέλειο. Δηλαδή, όχι τα τελευταία 15 χρόνια τα, τα τρομερά θρύλαιρ. Αλλά είναι με διαφορά το καλύτερο που έχω δει και σίγουρα είναι στο top 5 ever. Δεν το έχω δει, το ομολόγω. Θα το δω. Εντάξει, ναι, θα, θα τσιτώσεις. Δεν υπάρχει πίσω με τσιτώσεις. Ε, εγώ προσωπικά δεν, δεν το λάτρεψα. Ε, νομίζω κιόλας, εντάξει, έχω ένα κακό. Ε, όταν μου χαϊπάρουν πολύ μια ταινία γύρω μου πάρα πολύ και μετά κάθομαι και τη βλέπω πέφτω στην παγίδα, σούμε, το να περιμένω ότι θα δω κάτι εξωπραγματικό και το βλέπω και λέω «ΟΚ, okay, ωραίο ήτανε, απλά δεν έπαθα ζημιά». Οπότε μόνο εμένα... έπαιξε αυτό ρόλο, ότι περίμενα, αν το έβλεπα δηλαδή, αντίστροφα, όπως το είδες εσύ, ας πούμε, ότι δεν είχε προσδοκίες και το βλέπεις και λες «ΟΑ, μα το έβλεπα έτσι, ίσως να μου έκανε περισσότερο». Ε, είναι όντω καλή ταινία, είναι όντω ε, στα καλύτερα χώρια, τα χώρο που θυμάμαι, τουλάχιστον, τελευταία χρόνια είναι πολύ καλό, έχει καλά jump scares, όχι jump scares της πουτσας scares τώρα ζόρικα, yeah, ναι. αυτό ειδικά με το ποτιστήρι εκεί πέρα Έμουνα... εκεί, εντάξει... <laughs> εκεί σου κόβεται πάλι δεν, έχει... δεν υπάρχει πάλι όμως μετά έτσι ε... όχι, σκηνοθετικά ήταν πολύ καλό απλά δεν ξέρω τι είχα και εγώ στο κεφάλι μου τι περίμενα γιατί όταν σου λένε, Δέστο, Δε, αυτό δεν ήσχε να κάτι τέτοιο. Και εγώ νιώθω ότι okay, έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο. Δεν είναι ότι βλέπω κάτι πρωτότυπο. Ε, Περίμενα να δω κάτι πολύ πρωτότυπο. Αλλά είδα μια πολύ καλή ταινία για αυτό που είναι, για το είδο τη. Αν κάποια στιγμή ίσω την ξαναδώξει πιο ότι επειδή δεν τη θυμάμαι και, και τέλεια, ε, μπορώ να τη δω τώρα και να την επανεκτιμήσω. Δηλαδή την έχω έτσι την ταινία στο κεφάλι μου. Με το sinistre μου άρεσε. Είναι μία από τι τιμέ που κι εγώ δεν ψήνε να ξαναδώ. Και αυτό είναι, σημαίνει ότι δεν έχει πετύχει το σκοπό τη. Δηλαδή, αν κάθεσαι και τη δουλειά και γελά, σημαίνει ότι δεν είναι αυτό που θα το πρέπει να είναι. Ε, μ' αρέσει ο Σκοντ γενικά σαν σκηνοθέτη. Ε, το Doctor Strange ίσω ήταν λίγο εκτό των νερών του, αλλά έχει κάνει και το Black Phone το καινούριο. Έχει να. κάνει και το Deliverance from Evil. Δηλαδή, άμα κάποιο σε μένα μου κάνει τρει σε σειρά που μου αρέσουν, λέω, τόχει. Δηλαδή, μου αρέσει ο τύπο. Και το Σίνιστερ έκανε τον Μπαγκούλ να είναι ένα από τα τέρατα, σαν το τύπου Freddy Krueger από μια ταινία μόνο. Τον έκανε σαν ξέρεις, ο Βίλαν της φάσης, έτσι λέγεται το, το πλάσμα. Και όλοι μιλάνε για αυτό. Γίνεται εποχή με το Σίνιστερ, είχε γίνει χαμός γενικά όταν είχε βγει. Δηλαδή, ήταν σλίπερ hit που λέμε. Ε, εμένα το τρομακτικό της υπόθεση που προαναφέρθηκε, πέρα από το, την εκτέλεση, είναι ότι... Μιλάμε για κάτι το οποίο ο άλλος, ενώ τα βίντεο που βρίσκεται τον περιοδοποιούν πως θα γίνει, τελικά του συμβαίνει ε, και είναι από τα παιδιά του. Δεν ξέρω αν τώρα να έκανα spoiler, sorry, για ποιον δεν το έχει δει, αλλά ε, δεν είναι μόνο το, το, το θέμα της θέμιας που σε τρομάζει ότι είναι τρομακτικό το, το πράγμα το οποίο εμφανίζεται. Είναι οι συνθήκες με τις οποίες γίνεται ότι γίνεται. Που ε, ε, ε, ε, ε, χτυπάει στο, στο American Family, The American Dream, σπίτι όλα καλά, ο πατέα, πάντα ξεκινάνε έτσι, πολλές ταινίες, αλλά είναι τραγικό το, το, το, το, το τέλος. Που και αυτό είναι ίσως για μένα το που σου ε, δημιουργεί την αναστάτωση που σε τρομάζει περισσότερο. Ισχύει και νομίζω ότι η ταινία το καταφήνει Όλα τα κλεισέ έτσι, υπάρχουν όλα τα κλεισέ μέσα. Υπάρχουν, υπάρχουν. Είναι το σπίτι που έχει σκοτωθεί ο κόσμος και πάει κάποιο εκεί. Είναι η οικογένεια. Είναι... Τα έχει ξαναδεί όλα. Αλλά όμως σε χτυπάνε. Δηλαδή, Σου χτυπάνε τα G-spot και θα τρομάξεις. Και απλά να αναφέρω ότι το... για το τέραση τη ταινία το εμπνεύστηκα από μια φωτογραφία στο ίντερνετ. Έτσι, δηλαδή, όπου αγόρασαν τα δικαιώματα και έφτιαξαν ένα πραγματικά πολύ απόκοσμο πλάσμα να μου θυμίζει το, με τη μάσκα και τον κιθαρίστα το σλίπνο αυτός Ναι, ισχύει. Αυτό σκέφαμε. Θα, θα <laughs> ισχύει σε μια πιο black metal έκδοση. Ναι. <laughs> <laughs> λοιπόν, πολύ ωραία. Όχι τόσο πολύ ωραία με το sinister, αλλά εντάξει. <laughs> <το θυμνώ> ότι... <laughs> ε, εντάξει. Ε, λοιπόν, θα πάμε στο δεύτερο διάλειμμα. Θα βάλουμε τώρα δύο μουσικούλες, δύο κομματάκια back to back να πάρουμε και εμείς την ανάσα μας και επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε με τα υπόλοιπα πραγματάκια που συζητάμε εδώ τα όμορφα. Έχουμε μπει στο top 3, υπενθυμίζουμε για, τις, για τα thriller και τα horror και θα επιστρέψουμε σε πάρα, πάρα πολύ λίγο. Πάμε. Στροφή λοιπόν, Radio Reboot, πάντα εκπομπή παρεία. Συνεχίζουμε σήμερα, επενθυμίζω το δεύτερο κομμάτι, part, δεύτερο μέρο τη εκπομπή με τα top 3 με ταινίε. Είμαστε εδώ, ένα ωραίο παρεάκι και συζητάμε διάφορα. Συγκεκριμένα τα top 3 σε κομμωδίε έχουμε συζητήσει ήδη και έχουμε περάσει τώρα στα thriller horror. Έχουμε ξεκινήσει βασικά. Τι ήταν αυτά τα δύο κομμάτια που ακούσαμε, θέλω να μα πει κάποιο. Το ένα είναι από το Dark City, το είχαμε αναφέρει στην προηγούμενη εκπομπή. Ένα αριστερή ρημάν που το έχετε δει να το δείτε οπωσδήποτε. Σήμερα κιόλα. Μια διασκευή ενό κλασικού τραγουδιού. Και το άλλο είναι το Bird Jai. Είναι από όσο γνωρίζω, μοναδική στην που οι Mike Patton και Σερτζαντιάν. Το τραγούδι είναι καλύτερο από την ταινία. Είναι από το Body of Lies του Ρίτλε Σκότ. Και να δεν την ταινία δεν χάνετε <laughs> τίποτα. <laughs> δεν διαφωνώ. Λοιπόν, νομίζω ότι περνάμε στο Χριστόφορο με το Top 3 για τις δικές του θρίλερ, ετ etc., etc. Λοιπόν, ε, ξεκινάμε με ένα διαμαντάκι που ανακάλυψα πρόσφατα. Περιμένουμε να σημειώσουμε. Έτοιμος. Λοιπόν, ε, από Ιαπωνία, αγαπημένη Ιαπωνία. Ε, Cure λέγεται η ταινία. Πώς? Το, Cure. Το όπως είναι Κιμπάντα, Κιούρ. Ε, το 97. Έχει Η σκηνοθέτηση είναι, δεν θυμάμαι το όνομά του, αλλά λέγεται Κουροσάβα, δεν είναι γνωστός. Τώρα, αυτούν, αν θυμάστε, η πιο γνωστή του ταινία, εκείνη την περίοδο όταν βγαίναν τα J-horror, είχε κάνει μια ταινία που λεγόταν Pulse. Κυγιώση Κουροσάβα. <κυγλώσεις> <κυγλώσεις> Ωραία. Πριν το Pulse, είχε κάνει την ταινία που λέγεται Cure, η οποία... Ε, oh, fuck. Ε, Sorry, sorry, δείχνει το τρέιλερ από μόνο του, δηλαδή, <laughs> Λοιπόν, ε, η ταινία δεν είναι το κλασικό J-horror της εποχής, γιατί ήταν τότε, τέλειο να είναι του 2000, που ήταν η Φάση Ρίγκ, το Τζουόν, το Πάλς που είπαμε και τώρα. Ε, η ταινία το πάει λίγο διαφορετικά, μπλέκει, ε, είναι ουσιαστικά ιστορία detective, αλλά ε, αρχίζει και μπλέκεται σιγά-σιγά το μεταφυσικό κομμάτι. Στην αρχή ξεκινάει, Μένει μαλάκα γιατί λε, γίνεται... Ένα σκηνικό, πούμε, ακραίο, και λε τι γίνεται εδώ. Και σιγά-σιγά κάθε φόνο που γίνεται, κάθε σκηνικό σου δίνει εξηγήσει και έρχεται την κορύφωση που σου τα εξηγεί όλα. Και δεν νιώθει στην αρχή το ίδιο αίσθημα τρόμου που νιώθει π.χ. με τι άλλε ταινίε, με το ring.που, OK, είσαι σε φάση, εντάξει, θέλω να, θέλω να πετάξω την τηλεόραση έξω τώρα, α πούμε. Είναι σε φάση που και τη βλέπει την ταινία και σου προκαλεί το ενδιαφέρον και όταν τελειώσει την ταινία σου έχει μείνει μια. Κρυπήλα, και δεν μπορεί να κοιτάξει σε σκοτεινά σημεία είσαι σε φάση. Νιώθει ε, άβολα, Ευα... όλο και ευάλωτο, μάλλον. Ναι, νιώθεις αυτό το πράγμα. Και θυμάμαι ότι έχω δει με έναν φίλο μου ταινία και είμαστε σε φάση. Μαράκα, δη... ενώ δεν τρόμαξαμε στην Ντένια ταινία να πω ότι τη σκηνή ήταν αυτή, να έχει jump scare οτιδήποτε. Μετά ήμουν... μου είχε πιάσει ένα τρόμο εσωτερικό και λέω: Εντάξει, αυτό είναι, λέω: Αυτό είναι αληθινό χώρο. Ότι σου δημιουργεί αυτό το αίσθημα ότι. Δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να κάτσω ήρεμο. Θέλω να περπατήσω, να, να βγω. Και δεν είναι αυτό ότι σου κάνει εικόνε άνθρωπου, κάσει κάτι από το πουθενά. Είναι όλη αυτή η ατμόσφαιρα. Έχει καταπληκτική ατμόσφαιρα η ταινία. Αν σα αρέσει κιόλα εκεί, οι αιπωνικέ ταινίε κινήσει εποχή είναι ακριβώ όπω ε, το φαντάζεστε. Ε, η υπόθεση είναι ότι ε, γίνονται ξαφνικά κάτι φώνη τελείω τυχαία. Δηλαδή, κάθε ένα τύπο κανονικά πίνει τον καφέ του και σε μια φάση απλά σηκώνεται στα καλά καθούμενα, παίρνει ένα μαχαίρι και μαχαιρώνει τον διπλανό του και έχει μείνει σε μαλά και σε λες τι γίνεται. Έρχεται ένα detective να, εξε... να ερευνήσει την ιστορία και αυτοί που έχουν κάνει το έγκλημα, το θυμούνται το έγκλημα που έχουν κάνει, αλλά είναι σαν να μην ήταν αυτοί όταν το κάνανε. Δηλα... Αλλά θυμούνται όμω τα πάντα ότι κάνανε, θυμούνται ότι πήρε το μαχαίρι, ότι κάρφωσα, αλλά δεν έχουν αυτή την... Ε, κάποιοι νομίζω την έχουν τη φρίκη μετά, αλλά κάποιοι άλλοι δεν την έχουνε. Σε φάση το έκανα, αλλά δεν ξέρω γιατί το έκανα. Απλά το έκανα. Και είναι ένα μυστήριο, α πούμε, που ξετυλίγεται μέχρι το τέλο. Δεν θα πω παραπάνω. Ε, θα το δούμε. Δηλαδή, δείτε, είναι πραγματικά διαμάντη, είναι τρομερή ταινία. Ε, και δημιούργησε αυτό το... Κάτι, σου βγάζει κάτι απόκοσμο. Και αυτό γίνεται όσο προχωρέσει. Δηλαδή, αυτό το στήσιμο που κάνει είναι α Τώρα δεν ξέρω εσύ, θα ανώθημα το Πάλι. Το Πάλι το, το θυμάμαι, δεν θέλω να το ξαναδώ. Ναι. Δεν έχω καμία ιδέα να το κάνω. Ε, το θεωρώ καλύτερα από το Πάλι γιατί είδαμε το Κιούρ και μετά το Πάλι. Okay. Το... Και το Πάλς έχει κάτι σκηνικά. Που... Το Πάλι που... έχει κάτι σκηνικά, ειδικά δηλαδή στο διάδρομο που ναι. ναι, ναι. Ταξιδεία, το Πάλι, να ξέρει, μου θυμίζει εδώ έξω από το, ε, το... Στο χώρο που εμένα. είμαστε <laughs> εδώ <δάμβε>, απ' έξω. <laughs> μου θυμίζει το Πάλς μπορούσε, θα μπορούσε. <laughs> είναι, είναι αλήθεια, είναι αλήθεια. Ε, Τρομανία ταινία, δεν ξέρω αν έχετε δει. Αν θέλετε να κάνετε ένα σχόλιο για την κινηστική συνείσυψη. Το κιούρ δεν δε το έχω δει, δεν μπορώ να πω κάτι. Αλλά μάλλον δεν ξέρω. Μάλλον θέλω να το δω, αλλά μάλλον δεν θα το δω. Δεν ξέρω. Δεν δε θ... δε ξέρω τι θα κάνω. Δεν είναι το ίδιο αίσθημα να ξέρει, δεν είναι σαν το Pulse. δεν θα σου δημιουργήσει το ίδιο πράγμα. Ναι. Θα σου δημιουργήσει όμω μια. Θα σε κρυπιάσει, αλλά όχι ναι. με το κλασικό τρόπο που σου κρυπιάσει ring. θα το μόνο μου. Αυτό, όντω να με το δει μόνο. Ναι αυτό. Να πω, έχω να το δει. Και το έχω δει κάπου εκεί, στο... όταν αρχίσαμε να έρχονται σε DVD, όλα αυτά τα j horror και K-horror που τα ανακαλύψαμε πρώτα με το Ring, βέβαια, την Αμερικάνικη εκδοχή, το είδα. Να πω ότι η ατμόσφαιρα, εμένα τουλάχιστον μου θύμισε αρκετά Seven, το οποίο είναι καλό. Έχει όντως, μοιάζει με το Seven. Είναι όντω πολύ αντριαστική η ταινία. Δεν είναι, βέβαια, μην περιμένετε ακριβώ ριγκ. Ναι, δεν είναι ρινγκ, όχι. Δεν είναι, είναι. δεν ριγκ, αλλά έχει αυτό το οποίο νομίζω ξεχώρισαν οι ιαπωνικέ ταινίε ότι είχαν ατμόσφαιρα. Ακριβώ, δηλαδή είχαν τόσο αντριαστική ατμόσφαιρα που δεν συνέβαινε τίποτα στην οθόνη. Και όμω παρόλα αυτά, θέλω να ανάψει ένα φω. Να κάνει το σταυρό σου και ακόμη να είσαι άθεο. <ΣΣΣ> τέτοια πράγματα. Εγώ να πω ότι θυμάμαι χαρακτηριστικά τη σκηνή με τη Σακούλα από αυτή την ταινία, η οποία. Μπαγκούι, τελεσφονίζει δηλαδή, μια σακούλα σκουπιδιών. Που, σιγά σιγά το τι γίνεται με αυτή τη σακούλα είναι πολύ πετυχημένο και πολύ έξυπνο παράδειγμα πώ μπορεί να δημιουργήσει μια αξιομνημόνευτη σκηνή σχεδόν με το τίποτα. Αν θυμάμαι καλά, ένα σανσέρ που το έχει δει πρόσφατα, η σακούλα. Προσπαθώ να θυμηθώ τη σκηνή και δεν ξέρω. Που, Κοίτα. Που ανοίγει και έχει αίμα, και νομίζω, νομίζω ότι ήταν σε ένα σανσέρ μέσα. Δεν θυμάμαι καλά, γιατί το έχω πριν από χρόνια. Δεν το θυμάμαι καλά. Αυτή η σκηνή δεν, δεν είμαι σίγουρος. Μου έρχεται μια σκηνή παρόμοια. Επίχει εμένα, εγώ, μου έρχεται πολύ έντονα η σκηνή στο, στο φινάλε που ουσιαστικά είναι η αποκάλυψη και εκεί είναι που γίνεται, εκεί πιάνει το απόκοσμο, εκεί πλησιάζει, έχει πινελιές από ρίνγκ και αυτά, αλλά μόνο σε εκείνο το σημείο. Ε, και τα σκηνικά που γίνεται, δηλαδή είναι λίγο slow burn, αλλά... Θε να δει τι γίνεται. Μου έχουν μείνει η οι φόνοι. Θυμάμαι αυτό το σκηνικό με τη Σακούλα. Θυμάμαι σκηνικό με του δύο αστυνομικού, που απλά κάθονται και γίνεται μια καφρίλα. Ε, το ίντο τη ταινία, ο, ο ανταγωνιστή ταινία, ο Βίλεν, είναι με το τσιγάρο. Που ανάβει συνέχεια τσιγάρο. Αν το θυμάσαι, ζητάει τσιγάρο. Και όσο προχωράει, καταλαβαίνει τη σύνδεση που γίνεται με αυτό. Ε, εντάξει, είναι είναι φέτο από τι ταινίε, νομίζω είναι από τι καλύτερε ταινίε που είδα γενικά. Από, ε, και από παλιές, από καινούριες ε, έμεινα, δεν το πέριμενα ήταν ε, από το πουθένα αυτό το... Εγώ να το προτείνω, το βλέπεις σε τάκι να είναι ακριβώ το ίδιο με το Audition mm. να. ah, Ναι θα έπρεπε το είπαμε πριν Τα Και πρωταγωνιστής, ο Detective, ξέρεις ποιος είναι Πού έπαιζε αυτός Στο τιμή. Perfect Days του... Μπράβο, ναι τώρα Του Wim Wenders του Που βγήκε πριν από λίγο να. Το τιμήσαμε στο κινηματογράφο, εντάξει δεν μιλάμε τώρα για τέτοιες ταινίες. Ναι, ναι. Αλλά αυτό είναι. Λέω κι εγώ τι μου είναι αυτή, κάπου δεν ξέρω. Οκ, okay. δυνατό. Ε, καταγράφηκε ήδη. Πάμε στο νούμερο 2. Νούμερο 2. Ε, πάμε 2005. Αμερικάνικο. The Descent, η κάθοδος. Oh, πες ένα αγγλικό, συγνώμη, ή αστραλέζικο. Λαγγείς, λέω. Μπορεί να αμερικάνικο, ε. Νομίζω ε, δεν είναι ναι. Νομίζω βρετανικό είναι. Ναι, γιατί μιλάμε που μπορεί να είναι και Αυστραλέσκο που δεν μιλάμε <coughs> την προσωρά, αλλά ναι. Σκηνοθέτη Νίλ Μάρσαλ. Πολύ ποτημένο σκηνοθέτη και αυτό, παιδιά. Έχει κάνει Doc Soldiers, έχετε δει. Ναι. Ε, Όχι. Έχει κάνει ποιο άλλο, το Senturion και άλλα έχει κάνει. Θα σου πω τώρα. Δεν παίρνει τηλέφωνο στο Senturion, δεν παίζει ο Genic Taitoom. Όχι. Ο Φασμπέντερ. Α, ο Φασμπέντερ. Τώρα θυμηθείτε ποιο είναι. Κοίτα, η τελευταία ταινία ήταν Πατάτα. Δυστυχώ είχε κάνει το Hellboy το τελευταίο. Στον Τούρι, τον Τούρι μούφα. Τον Τούρι δεν ήταν. Μούφα. Κοίτα, οι δύο καλέ ταινίε είναι αυτό Dog Soldiers. Αυτό είναι όντω βρετανό. Η καλύτερη ταινία είναι η Κάθοδο. Είναι τώρα ιστορία τέσσερων γυναικών φίλων που πάνε να κάνουν. Κατάδυση σε σπηλιά, εξερεύνηση. Και καθώ κατεβαίνουν στη σπηλιά. Σειρά Hannibal. Έχει κοινοθήσει και Hannibal. Έχει κοινοθήσει τη σειρά. Όλοι, όχι, όχι, όχι όλα. τα επεισόδια, όχι σίγουρα. Όχι σίγουρα όλα, αλλά. Εντάξει, στι σειρέ συνήθω βάζω, ξέρεις, δεν βάζω του κοινοθέτε τόσο. Βάζω τον δημιουργό, ξέρει, αυτό ο Fuller είναι. Αλλά ναι, εντάξει. Είναι... Τον θεωρώ για αυτό που είναι, είναι... έχει δείξει και κάποια καλά Τέλο πάντων. Ε... Η Κάβδος ε, ε, έχει για μένα όλα τα στοιχεία που πρέπει να έχει ένα σωστό χώρο, Δηλαδή, έχει αγνό τρόμο, δηλαδή η ταινία είναι κλειστοφοβική. Άμα κλειστοφοβικό κλιστοφοβικός μην τη δεις και να μην είσαι βασικά σε ποια κλειστοφοβία που είναι μέσα στη σπηλιά και κλεινούνται να περάσουμε μέσα από και δεν μπορούν να ξεφύγουν. Ε, και έχει και τέρατα μέσα. Αυτό είναι. Κάνε κάτι πλάσματα. Που αρχίζουν και τους κυνηγάνε και είναι πλάσματα που έχουν ξεφύγει μάλλον εξέλιξη, ξελίχθηκαν εκεί κάτω, τα οποία είναι απλά σκοτώνε, φρικαλέα τέρατα. Ε, και το άλλο που κάνει πέρα από το βασικό κομμάτι του χόρρορ είναι ότι εξερευνεί εξερευν, εξερευν, το αποσυνείδητο, ε, της πρωταγωνίστασης του. Ουσιαστικά τους συνδέει πάρα πολύ με την ε, ψυχολογία τη. και όλο αυτό που γίνεται είναι μια τέλεια σύνδεση και ε, τρόμου υπαρκτού, αυτό που βλέπει, αλλά και αυτό που ε, νιώθει μέσα της, τον τρόμο που βιώνει. Ε, η T9 έχει ένα πολύ σοκα... Το ίντρο της είναι «Μένεις παγωτό», είναι πολύ σοκαριστικό, δεν ξέρω να το θυμάσαι, με το αυτοκίνητο που Πο... τρομερή σκηνή... Ναι, ναι, ναι, με το... «Μένεις ε, ναι, ναι, παγωτό». Ναι, ναι. Ε, και μετά είναι όλη την ώρα, έχει να κάνει πολύ με τους χαρακτήρες, συσχολείται πάρα πολύ με τις σχέσει του και το δένει τέλεια... Δηλαδή, η κλιμάκωσή τη δεν τέλεια και με το, με το χαρακτήρα, με το ταξίδι του Ηρώα, ήρω, του ουσιαστικά τη Ηρωίδα. Ε, Υπότιτλοι AUTHORWAVE η αυτή δεν ακούγεται και ήταν εκείνη την περίοδο 2005. Αρχή του 2000 είχαν, αρκε... είχαν βγει νομίζω αρκετά καλέ που περάσανε. Ξέρει, δεν κάνανε πάρα πολύ τώρα, αλλά αυτά τα Slipper Hits που είπε και εσύ πριν. Ε, αυτό δεν ξέρω αν την θυμάστε ή αν την έχετε δει ή όχι. Εγώ τη θυμάμαι ότι την έχω δει και θυμάμαι ότι είχε βγει εκείνη την περίοδο μια παρόμοια. Έχω την εντύπωση, μπορεί να τη πέρα εγώ μαζί στο βιντεοκλαπ. Το οποίο οι άλλοι ήταν μουφα. Και παίρνω αυτή και λέω τώρα μην δούμε καμιά Ζωμάρα, η οποία αυτή μου άρεσε πραγματικά. Δηλαδή, όντω ήταν αυτό που λέω ήταν πολύ κλειστοφοβική. Τα τέρατα ήταν πιστικά, δηλαδή στο δικαιολογούσε ότι αυτά τα πλάσματα είναι κάτω εκεί, υπάρχει κάποιο λόγο για το οποίο είναι. Αλλά νομίζω είναι αυτό το έχουμε τονίσει όση ώρα μιλάμε ότι η έχει ατμόσφαιρα, δηλαδή πραγματικά ναι, ναι, ναι. αγχωνώσουν δηλαδή σε είναι η ψυχή στο ότι τι θα γίνει τώρα, θα την κλειτώσουν από εκεί. Ε, ήταν πολύ καλή ταινία, σου φωνώ. Όχι, εγώ τι θυμάμαι γιατί με μου έχει μείνει πολύ αυτή ταινία. δηλαδή ται... Δεν είχα στο μυαλό μου ότι είναι άγνωστη, ότι δεν τη ζει πολύ κόσμο. Εγώ τη θεωρώ ότι είναι, α πούμε. Γιατί όταν την είχα δει μου είχε μείνει πάρα πολύ. Το sequel δεν ξέρω. Το sequel θυμάμαι και πάρα πολύ καλά που έχει βγει. Oh, δεν έχω δει. Αυτό δεν, δεν είναι αυτό. Αλλά. Ε, είχε, ήταν και η συνταγή τη επιτυχία το να βάλει τώρα ε, σπηλιέ που. Μέσα σφινώνονται και δεν μπορούν να περάσουν. Και είναι ε, πλάσματα που μοιάζουν με που Αυτό ναι, δηλαδή ναι. είναι. Μπράβο που δεν βλέπουν να είναι με τον ύφο αυτό. Ναι. Αλλά ναι. πέρα από αυτό παίζει και σε δεύτερο επίπεδο αυτό που λε ότι έχει να κάνει με την πρωταγωνίστρια. Πολλά αυτά είναι οι φάσει τη. Είναι, είναι μια ωραία ταινία τρόμου. Είναι καθαρή. Είναι καθαρή με ταινία τρόμου. Αυτό δηλαδή. Και αξίζει να το δει κάποιο. Αξίζει να δει αυτή Είτε είσαι fan ή όχι. Είναι ένα ωραίο το βράδυ το Dissent. Ναι. Θα τη δω. Έχει, έχει λίγο ένταση να ξέρει αυτό να τον βάλει την Άμα είσαι λίγο κλειστοφοβικό, θα σε πιάσει. Είμαι λίγο κλειστοφοβικό, <laughs> μπορώ να το παραδεχτώ <laughs> αυτό. Α πούμε, αυτή την, ένταση, την είχα δει τότε που ήμουν σε φάση okay, ωραίο και το είδα πρόσφατα. Το είχα δει Κυριακή βράδυ και ψηλό άρχισα να κοιμηθώ. Αλλά επειδή δεν είναι ότι φοβήθηκα, απλά με μετάραξε από την ένταση. Μου Δημιούργησε λίγο ένταση και μου σε φάση. Ε, Α αράξω τώρα κανά, καμιά ώρα. Θα, πέ, θα ηρεμήσω μετά. Οκ. Okay, πολύ καλό και νομίζω ότι θα πάμε και στο top, το δικό σου. Πάμε top. Ε, πάμε στον αγαπημένο μου δημιουργού, Αναφέρομαι και η ταινία του πριν, John Τζον Κάρπεντερ. Ήμουν μεταξύ πάλι και εδώ δύο ταινιών. Ε, τώρα επειδή ε, αν, ανέφερε ο Κώστας στο Prince of Darkness ε, και είπαμε κάποια πράγματα για το Think, το οποίο είναι κοντά του Think, ένα από τις αγαπημένες μου ταινίε γενικά, ε, θα πάω στην άλλη του κλασική, ε, το Halloween. Ε, εντάξει, να πούμε ότι ο τύπος με μηδαμινό budget έφτιαξε ολόκληρο υποείδος, το όρισε. Αν και είχαν βγει πιο πριν να είμαστε δίκαιοι. Είχαν βγει πριν από το Halloween είχε βγει το Black Christmas, το οποίο ουσιαστικά φτιάχνει, δηλαδή βγαίνουν παρόμοιες ταινίες. Ε, αλλά το Halloween φτιάχνει, ρε παιδί λοιπόν, μου, είδο. Δηλαδή είναι συγκεκριμένε ταινίε που ό,τι ταινία βγήκε μετά σε αυτό το είδο σαν αντιγράφω. Πώ είναι το Alien για παράδειγμα. Ό,τι βγαίνει με Space Horror είναι Alien τέλο. Δεν, δεν μπορεί να μην έχει Alien μέσα. Ε, το Halloween είναι αντίστοιχα. Ε, εντάξει, να πούμε για το soundtrack που είναι ένα τρεχιαστικό με το πιανάκι. Μοιάζει λίγο και με το εξορκιστή το theme. Μάικλ ε, Μάγκερ από του μεγαλύτερου. Βασικά ο πρώτο Λάσερ δολοφόνο. Στο σινεμά... Ε, ατμόσφαιρα... Δηλαδή, τη βλέπω την ταινία να έχω δει ένα εκατομμύριο φορές. Δεν τρομάζω πλέον, και okay, γιατί έχει παλιώσει λίγο κιόλα, Αλλά πάντα μου αρέσει η ατμόσφαιρα να απολαμβάνω την ταινία πάρα πολύ. Οι ερμηνείες δεν είναι ιδιαίτερα καλές με στην ταινία. Ε, αλλά δεν έχει καμία σημασία, γιατί σημασία έχει ο Μάικλ και όλο αυτό το, το κομμάτι... Το όλα τα σκηνικά που γίνονται μέσα. Ε, δεν έχει πολύ αίμα η ταινία. Παραδόξη, δηλαδή οι υπόλοιπε του ίδιου μετά βαζόντουσαν πολύ στο αίμα. Η ταινία δεν έχει αίμα. Έχει κάποια κύλις, ας πούμε, συγκεκριμένα, αλλά οκ. Okay. Ε, δεν βασίζεται σε αυτό. Φασίζεται μόνο στο, ε, στο τρόμο που βγάζει ο Μάικλ Μάικερς. Ο, ο Μάικλ Μάικερς δεν έχει κανένα απολύτως... Ε, δεν δε ξέρει κανένα κίνδυνο γιατί είναι κακό. Τίποτα. Είναι απλά η προσωποποίηση του κακού και δεν σου το εξηγεί ποτέ και αυτή είναι η επιτυχία τη ταινία. Δεν ήθελε να δώσει καμία δικαιολογία όπω έκανα πούμε, του Ρομπ Ζόμπι το Halloween, που τίμιο είναι. Mm. Εντάξει, τίμιο. Εννοώ, okay, δεν, δεν ένιωσα άσχημα. Εννοώ, εντάξει, βλέπετε. Ε, αυτό που κάνει ο Κάρμπερ που δείχνει απλά την προσωποίηση του κακού είναι πάντα θα πιάνει ότι δεν ξέρει τι είναι αυτό, γιατί το κάνει, απλά το κάνει. Πρέπει να τον σταματήσουμε, δεν θα τον σταματήσουν ούτε οι σφαίρες, ούτε τίποτε. Δηλαδή, δικαιολογεί όλα τα κλισέ, δίνει μια μεταφυσική χρειά και δικαιολογεί μετά όλα τα κλισέ που γίνεται που δολεφόνει ποτέ, δεν πεθαίνουν. Αν το «Halloween» για μένα είχε μείνει μόνο μια ταινία, τίποτα άλλο, που μου αρέσουν και κάποιες συνέχειές του, ε, θα το είχα ακόμα πιο ψηλά. Γιατί σκέψω ότι τελειώνει ταινία, δεν βρίσκουν ποτέ το δολοφόνιο και δεν ξαναβγαίνει ποτέ άλλη ταινία. Και σε φάση αυτή ήταν η ταινία. Σε αυτό το universe, ακόμα. Τίποτε, αυτό, τίποτε. Σε... αυτό κάπου είναι. Μπορεί να μην είναι. Κανεί δεν ξέρει τίποτα, μέσα στον αέρα. Αυτό θα ήταν καλό. Και θα Ή... μείνει για πάντα. Φάση... Ήταν κακό σε... ότι ο David Gordon Γκριν το συνέχισε τα τελευταία χρόνια και βγάλε και τα τρία αυτά. Το οποίο ήταν κακή συγκυρία. Ήταν Ήτανε... ταινίε. Η πρώτη έχει τόσο, αλλά η και τρίτη δεν ήταν καλέ ταινίε. Καλά, η τελευταία. Το έκανε τον Mike Μάγκερ να φαίνεται λε και είναι κάποιο από του Avengers, α πούμε. Ναι. <σχ> δηλαδή ήταν κακό. Να... Αν είχε τελειώσει ταινία εκεί πέρα και ήταν ένα αυτότε επεισόδιο, θα ήταν πολύ καλό. Ναι. Και το ατού τη ταινία είναι το πόσο. Γιατί το exposition που είναι έξυπνο είναι που το κάνουν οι ψυχολόγοι που μιλάνε για τον Mike, Ο μικρό και σου λέει ότι αυτό είναι έτσι και έτσι και έτσι και έτσι σου χτίζει ένα ψυχολογικό προφίλ το οποίο είναι superhuman. Αλλά ο Σταφί είναι εννοηθεί αφαιρετικά. Ναι. Όχι ότι θα του τρώξει κανόνι και θα μείνει εκεί που είναι. Δηλαδή είναι και, α, αυτό είναι το τρομακτικό τη ταινία. Το Halloween. Ο Mike Μάγκερ είναι. Ναι. Που είναι ένα κάτι το οποίο είναι άνθρωπο. Δεν είναι. Κανεί δεν ξέρει. Και δεν θα, μάθω, και δε σώσου, θα σώσου, μάθει. Δεν θα σου ναι. καμία εξήγηση. Και ναι. αυτό είναι. Και και τένι... Δεν αγγίζει ποτέ τη φάτσα του. Ναι. Δεν γίνεται ποτέ unmasking. Πολύ λίγο. Γίνεται λίγο και ίσα ίσα φαίνεται. Λίγο. Αλλά δεν έχει face reveal ποτέ. Ναι, ναι, ναι. Και έχει ενδιαφέρον αυτό που είπε για αυτοτελέ επεισόδια. επειδή όταν είχε φτιάξει το Halloween ο Κάρπεντερ, η λογική του ήταν ότι αν βγουν συνέχεια, πρέπει να είναι διαφορετικέ ιστορίε. Δηλαδή δεν είχε σκοπό να κάνει Halloween 2 με το Mike. Δηλα, η λογική ήταν όπω είναι το Halloween 3 που είναι το Season of the Witch, που είναι αυτοτελή ιστορία. Του πει να καλή ταινία, δεν είναι κακή. Όχι, το... ενδιαφ... ωραία. Ναι. Ε, αν έκανε ο Κάρπεντερ, νομίζω θα ήταν ακόμα καλύτερη. Αλλά είναι αρκετά τιμή. Ε, Μιλάμε για ταινία όμω το 78, ε. Δηλαδή, τι θέλω να πω, εάν το 78 ήσουν 20 χρονών και έχεις πάει σινεμά ναι, να δεις αυτή την ταινία δεν, θα, δεν θέλω να πω για θερινό σινεμά και τέτοια, δηλαδή και σαν ανοιχτό χώρο και να δεις αυτό το πράγμα, δεν ξέρω πώς θα γυρίσει σπίτι μετά. Καταρχάς, υπάρχουν βίντεο στο YouTube που δίνει τα, τα reactions εκείνη την εποχή από σινεμά τότε και είναι στο τέλος ειδικά που το, πάντα το βλέπω, μου αρέσει πάρα πολύ, που βλέπω τι αντιδράσει του κόσμου που είναι η Τζέμιλι Κέρτι Κλέι, και τον υποτίθεται ότι τον έχει σκοτώσει. Και όπω κάθε ο Μάκελ Μάκελ είναι πίσω στο πλάνο σαν πτώμα, σηκώνεται απλά έτσι και γυρνάει το κεφάλι μηχανικά και ουρλιάζει όλο ο κόσμο. Να <laughs> ακούτε απλά ουρλιά, και άντε και, και γυναίκε. <laughs> Όλοι θα <τώρα>, λένε. <α, laughs> ναι. Και πλησιάζει σιγά σιγά πίσω τη, α πούμε. Και λέω εντάξει, είναι, θεωρώ αριστούργημα την ταινία και για τον τρόπο που γυρίστηκε, ότι γύρισε με ελάχιστο μπάτζετ. Και έφτιαξε ένα είδο. Και είναι απόδειξη του Κάρπεντερ το πόσο σκηνοθετάρα είναι, πόσο αγνό, ταλέντο, δημιουργό. Ε, ο τύπο είναι έμπνευση απλά, νομίζω, για όσου θέλουν να ασχοληθούν με το σινεμά. Είναι έμπνευση. Ότι τύπο απλά, αγνή δημιουργία. Δεν με νοιάζει να πάνε να γαμηθεί και το σύστημα, να πάνε να αγαμηθούν όλοι. Θα του εκμεταλλευτώ όσο μπορώ. Θα πάρω αυτό που θέλω από αυτού. Γιατί, OK, πρέπει να βάλει και λεφτά, δεν δηλαδή, να γυρίσει την ώρα λεφτά. Αλλά τώρα όραμά πάνω από όλα, δεν, δεν έχω αποστασία ναι. Είναι... Ένα πολύ πολύ κλασική ταινία. Έχει γίνει νομίζω αρχέτυπο. Έχουν πατήσει πολλές πάνω. Άπειρε, όχι πολλέ. Δεν χρειάζεται. Ναι, συμφωνώ σε αυτό που είπε πριν ότι πιθανόν δεν είναι η πρώτη που το έχει κάνει. Το έχουν κάνει κι άλλε. Και αν βάλουμε και τα τζιάλο μέσα, ίσω το έχουν κάνει και πρώτη από αυτέ. Αλλά είναι αυτό ο οποίο το έκανε το, το brand. Αυτό. Ωραία. Τελειώσαμε και με αυτό. Ε, δεν έχω κάτι εγώ να συμπληρώσω. Εντάξει. Και νομίζω πιθανό. Πάμε στα δικά σου. Ε, εντάξει, δεν θέλω να τη βάλω, την ταινία αυτή, τρίτη, αλλά οι άλλε δύο είναι πιο σημαντικές για μένα. Θα ξεκινήσω με το Blair Witch Project. Το Blair Witch Project είναι μια ταινία που... πολλοίς κόσμος, άμα τους ρωτήσει σήμερα, πούμε, εγώ δεν καταλάβα τίποτα, δεν τρόμαξα, δεν με ακούμπησε καν. Εγώ ανήκω στην άλλη κατηγορία, που την είχα δει στο σινεμά 14 χρονών και με πείραξε πολύ. Το Blue Ridge Project. Για το έχουν δει, που μας ακούνε, που εντάξει, λίγο δύσκολο, αλλά είναι για τρεις κινηματογραφιστές που κάνουν ένα δοκιματέρ για μία μάγισσα και έχουν πάει στα δάση του Maryland και εξαφανίζονται και... και και και. Απλά είναι γυρισμένο μέσα είναι από το found footage. Είναι η ταινία που ξεκίνησε τη μόδα με το found footage, που βρίσκουν τις κασέτες τους και μέσω αυτών που έχουν τραβήξει μαθαίνουμε τι είχε εκτελεχθεί στην ιστορία. Ε, για μένα είναι πάρα πολύ αποτελεσματικά γυρισμένη. Έχει μέσα τα... τι αφέλειε ενό found footage film. Όχι ότι τίποτε τηλεοποιήθηκε αυτή η τεχνική. Παντού υπάρχουν αυτά. Σε όλα τα found footage film υπάρχουν το exposition το οποίο καταλαβαίνει ότι εκείνη τη στιγμή γίνεται μηχανικά για να καταλάβει εσύ τι γίνεται. Σαν θεατή να πιάσει πέντε πράγματα. Οκ, okay. αλλά όχι τόσο χτυπητά όσο ε, θα περίμενε κανεί. Ε, εμένα όλοι αυτή η αργή εξέλιξη των γεγονότων ε, Μέχρι το δάσος που σιγά σιγά δεν μπορούν να βρουν ξανά τον δρόμο τους πίσω Και ότι όλες οι μέρες μοιάζουν ίδιες Και δεν καταλαβαίνουν την αρχή μέσα στο τέλος Τι ώρα είναι, ποια μέρα είναι Ότι χάνουν αίσθηση του χρόνου Όλα αυτά εμένα μου φαίνεται αρκετά εφιαλτικό Συν ότι ο τρόπος που επιλέγουν ε, στο φινάλε Τι να δείξουν και τι να μην δείξουν Γιατί... Για μένα τώρα στο μυαλό μου ας πούμε του 14χρονου το γεγονός πως κάτι κάνει κάποιους ενήλικες να κινητοποιούνται. Που και, και σήμερα το με πιάνει αυτό που ε, τους τρομάζει κάτι όπως θα τρόμαζει ένα μικρό παιδί που είναι τόσο ισχυρό, τόσο... Αλλά ποτέ δεν το δείχνουνε. Και, δηλαδή και, και πέρα από όλα αυτά είναι ε, εντυπωσιακό το ότι αυτή η ταινία κάποιες χιλιάδες δολάρια και έβγαλε κάποια εκατομμύρια δολάρια. Ε, τώρα βέβαια αυτό εντάξει, μπορεί να έχει να κάνει σχέση και με την εποχή που βγήκε, ότι ήταν κάτι πρωτόγνωρο, τώρα μπορεί να μην συνέβαινε, αλλά το θεωρώ ότι πρέπει να έχει και πέντε κιλά ταλέντου για να, να καταφέρει κάτι τέτοιο. Από βιντεοκάμερε τη πλάκα, τώρα μιλάμε. Για να κάνει μια ταινία τρόμου που να. Γιατί εμένα με τρόμαξε, με τρόμαξε πολύ. Και μέχρι σήμερα το Blue Witch Project, δηλαδή ειδικά τα τελευταία 10 λεπτά, μου φαίνονται πάρα πολύ άβολα. Πάρα πολύ άβολα. Και, και το. είναι μια ταινία που κάθομαι και τη χαζέβω ξανά και ξανά. Ε, για να δω. σαν να. Την, να, να παρακολουθώ το πώ μέσω Mondas κα, καταφέρω να, να, να καταφέρω αυτό το αποτέλεσμα που είναι για μένα. Ε, έχει πετύχει πολύ το στόχο του. Αυτό. το έχω να πω. Ε, εντάξει, εγώ δεν ανήκω στους φαν της ταινίας. Ε, εντάξει, το είχα δει κι εγώ τότε, η ίδια ηλικία είμαστε... Το είχα δει σε κασέτα, εγώ βέβαια. Τα ε, τεχθήνα απ' την πηγή. Απ' <χαι> την πηγή, ναι. Ε, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι δεν το έχω ξαναδει από τότε. Δηλαδή, απλά με κουράζει λίγο γενικά το fan footage δεν είναι κυφάσιμο. Έχω δει κάποιες ταινίες που ήταν καλέ. Δηλαδή, θεωρώ ότι από τον Blair Witch Project και μετά, οι ταινίε που βήκαν fan footage είναι, καλύτερο, όχι όλες, είναι καλύτερες, όχι όλε, αλλά κάποιε είναι καλύτερε. Εντάξει, σέβομαι το marketing ας πούμε, που έγινε. Δηλαδή, νομίζω είναι για μένα προσωπικά βασικά, είναι μια ταινία περισσότερο που πέτυχε πάνω στο marketing, παρά στη τι είναι η ταινία. Γιατί δεν έχει πλασάσει τότε ότι είναι αληθινά γεγονότα, βρέθηκαν οι κασέτ δηλαδή κάποιοι το είχαν φάει. και εγώ στην αρχή, ξε λέγανε αυτό, μετά εντάξει, απλά έλεγα εγώ ότι αποκλείεται να γίνει έτσι. Είναι... Άμα το ψάχνει, δηλαδή έβλεπε ότι δεν ισχύει αυτό. Αλλά τότε, επειδή δεν υπήρχε και τόση πληροφορία από το Ιντερνετ, πολλοί κόσμοι το έφαγε. Αςούμε. Διαφημίστηκε κιόλα και έγινε χαμό. Ε, θα δώσω απλά ότι όντω ε, στο τέλο τη ταινία, όντω είχα νιώσει κι εγώ άβολα. Αυτό ίσχυγε, δηλαδή το φινάλε μου έχει μείνει τότε Απλά θυμάμαι ότι όλη η απλά Όχι okay, αυτό βλέπουν ναι. Ναι. Βόλτες και αυτά Δεν μου, δεν μου έκανε ναι. σε βάση, Ήθελα άλλο πράγμα Αλλά το τέλος όντως, Και το τελευταίο πλάνο που ο τον τείχο, ε, Εντάξει, δουλεύει Αλλά γενικά ναι, δεν την εκτιμώ τόσο, αυτή την ταινία μου έχει μείνει περισσότερο Το μάρκετινγκ ότι τότε διαφημιζόταν Ότι είναι πραγματικά γεγονότα. Και είναι πολύ έξυπνο και είναι στο μετέχνη μια εποχή. Είναι στην να. εποχή που σιγά σιγά το internet αρχίζει και μπαίνει σχεδόν παντού. Ούτε κι εγώ είμαι μεγάλο φορέα του Found Footage. Συμφωνώ με ότι μετά βγήκαν καλύτερε ταινίε. Δηλαδή το έβριμα αυτό χρησιμοποιήθηκε καλύτερα. Από το ρεκ, εγώ θα λέω, μου άρεσε. Ε, το ρεκ, το Paranormal Activity. Είναι κάποιε, να σου πω, λίγα πιο B-Movies που το είχαν κάνει. Δεν θυμάμαι το αντίτλου. Αλλά γενικά χρησιμοποιήθηκε καλύτερα. Να του δώσουμε το εύσιμο ότι δεν ξέρω πρώτη που το κάνα. Σίγουρα το έχει κάνει κάποιο άλλο απλά. Δεν είναι πολύ γνωστή η ταινία και σε αυτό είναι σημαντική. Α πούμε εδώ που βλέπει ο Χρήστο το Grave Encounters, αν το έχετε δει, όταν βλέγατε τη δραμακτική ταινία. Α, που είναι 90's. Τώρα πρόσφατα την έμαθα αυτή και λέει είχαν κάνει όντως, το έκαναν found footage. Ναι, όχι, Ή δεν είναι 90's, με... είναι πιο μετά. Α, πιο μετά, το 2011. Το οποίο ήταν, 2011. ναι, ήταν τη ναι, ταινία. Άσχετο αυτό. Okay. Ε, τι να πω, εντάξει, κι εγώ, επειδή είμαστε περίπου στην ίδια ηλικία, εγώ με ενοχλήσε πάρα πολύ... όταν την τα πρώτη φορά, με ενοχλούσε όλη την ώρα η ταινία. έλεγα ότι βλέπουμε μίξες, Λέγα, μίξες, μίξε Θυμάσκες και Ναι, μέχρι που φτάνει στο τέλος και ξαφνικά με ενοχλεί από την άλλη φάση... <laughs> ότι ουσιαστικά καταφέρανε με, με τον χρόνο όπω τον απλώσανε στο μοντάζ και σε αυτά... Να μπω μέσα και στο τέλος με ενόχλησε. Λέω: «Όχ, από δεν το περιμέναμε, ότι όντω κάτι παίζει. Εγώ για κάποιο λόγο, ίσως γιατί κάποιος γνωστός μου, τύπου Θοδωρής, μου είχε πει ότι όχι, δεν είναι ρε. παραγωγή. Είναι κανονικά, δεν έχει γύριστε από. Δεν είναι φοιτητέ αυτοί, ξεκόλα είναι. Αλλά από εκεί που με περισσότερο η κινηματογράφηση και όλα αυτά γιατί δεν ήμουνα. Είχαμε μάθει αλλιώς να βλέπουμε τις ταινίες, συγκεκριμένα μοντάζ, συγκεκριμένα όχι πολλές ταινίες με κάμερα στο χέρι και αυτά. Στο τέλος με ενοχλήσε γιατί μου άφησε και ερωτηματικό και λειτουργήσε. Ναι, ναι. ε, και την έχω δει κιόλας κι άλλη μία φορά από τότε, την έχω δει δηλαδή δύο φορές. Και τη δεύτερη φορά περίμενα να δω τι αντιδράσει των ε, υπολείπων, οι οποιες παλι πάλι ήταν μισές-μισές. Ε, η μισές. μισή λέγανε ότι δεν μου, δε μου είπε κάτι, η άλλη μισή ήταν ε, γκουρλωμένα μάτια. Οχ, τι έγινε. Άρα εντάξει. Ποτέ δεν λειτουργεί 100% και αυτό είναι και το, και το ωραίο νομίζω. Ωραίο. Ε... Για πάμε στο δεύτερο. Η δεύτερη ταινία δεν είναι τρόμο. μάλλον δεν μπορεί να, κατα, να, να καταχωρηθεί ως χόρορ. Ε, αλλά είναι το Seven, γιατί λέμε για thriller. και είπα να το παίξω έτσι. Ε, το Seven είναι μία από τις αγαπημένες μου ταινίες όλων των εποχών. Θεωρώ πως δεν υπάρχει άλλη μέσα για αυτή την ταινία. Ε, για, για όποιον κόσμο δεν το, έχει, για, για, για όποιον δεν το έχει δει, δεν θέλω να πω τι γίνεται τέλο. Ε, το Seven είναι μια ταινία η οποία ε, ο τρόμος ε, διαρκεί για... μάλλον κρατάει για όλη τη διάρκεια της ταινίας. Δεν είναι κάτι το οποίο θα γίνει κάποιο τζάμς και ή κάτι το το 38. Ε, απλά παίζει πάρα πολύ με τον τρόμο του ότι όλη είναι προκαθορισμένα. Έχει έναν πεσιμιστικό ντετριμινισμό μέσα. Ότι τίποτα δεν έχει νόημα εφόσον όλοι είναι στο σχέδιο του κακού από την αρχή της ταινίας. John Doe. John Doe, ναι, John Doe. Βέβαια, ο πραγματικός, το οποίο ήταν χαιρότερος με άλλα τον John Doe, αλλά τέλος πάντων... Το Seven είναι δύσκολη ταινία να σα αρέσει γιατί δεν έχει καθόλου το... Ότι ο πρωταγωνιστής, η ιδεολογία του ότι πρέπει να γίνει κάτι που στο τέλος να τον δικαιώσει. Ε, είναι η επιλογή του David Φίτσερ αυτό, ο οποίος, σας κοινοθέτης γενικά, φτιάχνει ταινίες... ...στις οποίες ο θεός είναι απών από το σύμπαν του, της ταινίας. Ε, σε πιο πολλές ταινίες, οι που μετά πήγαν να το μιμηθούν έγινε μια προσπάθεια... Να δοθεί μια δικαίωση στην πλοκή ότι κέρδισε, φάγαν τον κακό, κάνανε εκείνο, κάνανε το άλλο. Είναι πολύ δύσκολο να κάνει μια ταινία και να την, που Ο κόσμος μάλλον. Όταν την, όταν την διαφημίζανε, δεν είχε κανείς πάρει χαμπάρι, περί πρόκειται. Αλλά είναι δύσκολο να κάνει μια ταινία που είναι Hollywood κιόλα και να είναι τόσο μηδενιστική σε φάση ότι. φιλοσοφικά να είναι τόσο. Δεν υπάρχει κάθαρση είναι δεν έχει ναι. Και έχει έχει και δίδυμο, δηλαδή αν το πάμε και στο εμπορικό κομμάτι, έχει πρωταγωνιστικό δίδυμο Brad Πίτ που ήταν ναι. στην ζένια του, με Morgan Freeman που και αυτό όνομα, Gwyneth Paltrow Δηλαδή έχει απαιτεί με ένα cast ξέ, πιο εμπορικό ρεπέ μου, δεν έχεις πάρει. Σίγουρα. Ξέρω, τον πρωταγωνιστή του Ταξίδι, ε, δεν το όνομα. Μα, έτσι, επίτηδε δεν επίτη, πιο, επίτη, δε βάλαν το όνομα του Kevin Spacey πουθενά σε καμία αφήση γιατί φαντάστηκαν ότι ο κόσμο θα καταλάβαινε αμέσω πω αν δεν είναι ένα, δεν είναι άλλο, δεν είναι ναι, και ο Γιάννη Πίστε ήταν αυτό. Ε, ο Ντέβινς Φιντσερ επέμενε στο τέλος, γιατί του είχαν στείλει λάθος σενάριο και μετά το πήρανε πίσω και του λένε τελικά δεν θα γίνει έτσι, και λέει, άμα είναι έτσι δεν την κάνω την ταινία. Θέλω να την κάνω όπως έγινε τελικά και επέμενε αυτό. Και η μαγιά του επέμενε. Ε, σκηνοθετικά είναι καταπληκτική η φωτογραφία της είναι φοβερή. Ε, δεν δείχνει σχεδόν ούτε μία σκηνή δολοφονία ε, που είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα γιατί όλα είναι στο, στο afterthought, οι περιγραφές και πώς έγινε και πώς ήταν και πώς τους βρήκανε ε, ε, ε, και για μένα είναι μία ταινία η οποία αυτό τώρα είναι λίγο σαν ένα φιλεγόμενο θέμα μου βγάζει κοσμικό τρόμο. Δεν θα λέγα πώς είναι δεν θέλω να το φτάσω μέχρι εκεί πέρα. Αλλά για μένα ο κοσμικός τρόμος είναι όταν η θέση σου σε αυτόν τον πλανήτη ουσιαστικά δεν ξέρεις ποια είναι. Και για έναν από τους δύο χαρακτήρες, ειδικά στο τέλο της ταινίας, στα πρόθυρα της παράνοιας που φτάνει, το σημείο του αυτό είναι, που, τον, που το, το φέρνει βέβαια ο άλλος, που έτσι καλύπτει το σχέδιό του. Ε, θεωρώ πως είναι ταινία που έχει αρχίδια, γενικά, ε, αλλά έχει γίνει με αγάπη. Δεν είναι ότι ο Ντέβιν Φίτσερ την κάνει για να σε φέρει σε δύσκολη θέση χερέκακα και επίτηδε. Και αυτό φαίνεται και στο Mind Hunter και σε άλλε ταινίε του που έχει να κάνει σχέση με, με serial killers κτλ. Ε, απλά κάνει μία σχεδόν σαν ομοίη ε, απεικόνηση και μελέτη, να το θέσω έτσι, τη ανθρώπινη συμπεριφορά σε ε, τέτοιε. Ε, ε, τόσο κακέ συνθήκε. Που δεν υπάρχει δικαίωση, δεν πρέπει να υπάρχει κάθαρση, όπως πήγε ο Κώστας. Εγώ να πω το ότι μπορεί να κάνουμε δική εκπομπή για το Seven. <laughs> δεν το, το, το, το, το, το συζητάμε. <laughs> ότι έχει γίνει, είναι το που νομίζω το αστυνομικό θρίλερ. Δηλαδή, κάτι που ταινία μετακολούθησε, λίγο ιός πολύ θα ήθελε να είναι το Seven. Αλλά από τη φωτογραφία, από το σενάριο, από τις ερμηνείε. είναι όλα πλέον έτσι. Δηλαδή, είναι. Νομίζω από τις καλύτερες θανείες που έχουν βγει ποτέ, από τις καλύτερες των το 90's Το φινάλε είναι συγκλονιστικό Μ' αρέσει η εκδοχή αυτή που λες του περικούσμικου τρόμου ε, Και είναι αυτό το ότι είναι... Δεν το έλεγα, χώρο δεν είναι σίγουρα, έτσι, δεν το συζητάμε, Αλλά είναι το, το φοβερό το ότι δεν βλέπεις κανένα φόνο ποτέ Παρ' όλα αυτά είναι το, όλο το σκοτάδι της ταινία και όλη, όλο το οξύ πούμε, που υπάρχει, το, το νιώθεις θα κυλάει μέσα σου. Δηλαδή καταλαβαίνεις πόσο σκατένια είναι αυτή η πόλη που ζουν αυτοί οι άνθρωποι, το πόσο άθλιος είναι ο κόσμος και το, το, το τι κρύβει μέσα του. Και εδώ να πούμε απλό ό,τι τρίβει ότι είναι ουσιαστικά η ταινία που σώζει την καριέρα του Φίντσερ, έτσι ο οποίο μετά το φιάσκο του Alien 3 Εκείς σκεφτεί να παρατήσει, ευτυχώ για όλους μας, δεν το έκανε ποτέ. Ο οποίο διακόπτει κόσμο όταν το ρωτάνε, σε συνδεδεύξη και το Allian αλλάζει θέμα αμέσω και σου λέει «Θα φύγω ή θα μπούμε κάτι άλλο», ξέρεις. Εντάξει, δεν έχει και άδικο. Δεν έχω να προσθέσω κάτι. Η ταινιά είναι αριστούργη, απλά να προσθεσω κατι Είναι ένα ειναι αριστουργη απλα σκεφτειτε τι έχει βγει εκείνα τα χρόνια στα 90's. Μόνο από ψηφινάτε. Σε μια χρονιά, μάνα, τότε. Μια χωρίς, έχει βγει εκείνη τη χρονιά το 95 ε, να Ναι, πέρα, έχει βγει ξέκα... αυτό. <laughs> έχει βγει το usual suspects και έχει βγει <laughs> το, το Hit. hit <laughs> δηλαδή, <laughs> αριστερμαϊκίζεται, <laughs> δεν έχω να πω κάτι Φαντάσου, απλά πηγαίνει η σινεμάρεφ φίλε κάθε εβδομάδα και λε: Εντάξει, βγαίνω. Τι είδα πάλι, τι είδα πάλι. Τι με αυτέ τι τρει ταινίε, Τι λένε. Άντα. Άντα. Δηλαδή, λε εντάξει, δηλαδή, okay, τι άλλο θέλει. Ε, εγώ να πω στο είδο ε, το Seven, θα, στο είδο συγκεκριμένο που είναι αυτό το αστυνομικό θρύλερ. Το βάζω με μικρή διαφορά ε, κάτω από τη σιωπή των αμνών θεωρώ τη σιωπή των αμνών το τέλειο ε, το Seven εντάξει αριστούργημα να το συζητώ άρα. Ε, να πω επίσης για το τρίβια που ανέφερε για το Fincher ε, ότι ο, ο, και ο Μπραντ Πίτι δέχτηκε μείωση του ποσοστού κάτι που θα έπαιρνε μετά από το μισθό του για την ταινία το δέγια για το τέλος ότι το ήταν τέλος. και αυτός ότι θέλω το, και εγώ αυτό το τέλος ε, Όντω. Ε, Αρχιδάτη ταινία, αυτό που είπες. Ε, ήθελα να πω κιόλα, αλλά μου είπες εσύ Κώστα, για το... Ποια είναι και τη γενικότερη σαπίλα της πόλης. Ε, το συνδέει άψογα με, όλη και... με την ιστορία, θέλει να πει. Νομίζω Δεν... ότι πόσο φορά προσπαθήσαμε πολύ να την γράψουν με πιο χαρακτηριστικό αυτός που έκανε το τελευταίο, Batman, όπου είναι, ναι, okay. έχω πάρει 7, τέτοιο και το έχω κάνει σε... Είναι περιτύλιγμα «Σέβεν» με πάλι περιεχόμενο «Φίντσε Νόλαν, ε, συγγνώμη. Ε, να πω ότι δύο σκηνέ στην ταινία με έχουν καταστρέψει. Εντάξει, η μία είναι χώρο, δηλαδή είναι μοναδική σχήμη για μένα που είναι χώρο στιγμή. Είναι αυτό που είναι ουσιαστικά έχει μείνει σαν πτώμα, αλλά Ο ζει ζα, ακόμα ζω... και για να κάνει. και οι Εκεί την άσε, όντω είναι χώρο στιγμή με στην ταινία. Και η άλλη που με είχε καταστρέψει ήταν η, η περιγραφή. Που και καλά πάει στην, στην ε, πόρνη. Mm. Και απλά το περιγράφει, δεν το δείχνει. Στο περιγράφει και σου δίνει απλά μια φωτογραφία και είσαι σε φάση. Εντάξει, δεν το, το θυμάμαι, δεν μπορώ να το πω. Ασκήσω ψυχανάλυση. Ναι ναι, ναι, ναι, είμαι σε φάση. εντάξει, Με, με κατέστεψε. Πολύ ακραία ταινία. Mm. Αυτό και έχει. Και αυτή ταινία εκεί σου πει να ονώνει, για αυτέ τι το είδο του. Έχουν αυτή την υπόγεια αρρωστή, χωρί να σου δείχνει. Δεν σου δίνει τίποτα. Απλά στο φτιάχνει μέσω ατμόσφαιρα, μέσω περιγραφών. Η σκηνοθεσία δηλαδή σου αναδεί αυτό το πράγμα που είσαι σε φάση. Θέλω να. Η φορμάτω... σκηνοθεσία σου αναδεί ότι πάντα είναι τελευταία, δεν προλαβαίνουν τίποτα. Και πέρα από το το κάνει για να σου χτίσει την ατμόσφαιρα, είναι και μέσα σε αυτό. Δηλαδή είναι σχεδόν τρα, τρα, τραγελαφικό και ηρωνικό ότι πάντα σου δείχνει ότι αυτοί χτάουν αυτό το ποντίκλιμα μετά. Είναι πάντα ένα βίο μπροστά του, το οποίο τελειώνει ακριβώ έτσι κιόλα τη ταινία. Ναι, τρομερό εντάξει το σεναριακό. Τι έβριμα ήταν αυτό, Ουάου wow, μπράβου. Ε, βάσει αυτού κάπως θα γράφτηκε και, και το προηγούμενο Δηλαδή οι σκηνοθέτες ξέρει όταν βρουν κάτι τέτοιο έβριμα Λέω και ας γράψουμε και την ταινία τώρα ναι, <laughs> ναι. τι θα γίνει στο προηγούμενο Και να είναι τη συνέλης μουσική που ξεκινάει πάντα αξιόπιστη ε, Αυτό εντάξει Αυτό ίσως προλάβουμε, αυτό έχω φέρει για να παίξουμε Θα το, το, το παίξουμε εισαγωγή, ναι. Το Animal ναι. Θα το παίξουμε γι' αυτό ναι. Όχι το Animal, την εισαγωγή της την ταινίας, εισαγωγή. Που είναι το, το, Τα credits Α, το ίντρο, το ίντρο, ναι. Το ίντρο, ναι, ναι, ναι. ναι. το ίντρο. Εντάξει, <Τι> ναι, εγώ δεν θα πω κάτι. Τι, <Τι>, ε, <Τι>, <Τι> να πω, για εσάς, νομικό thriller, γενικότερα σαν ε, serial killer είναι το επόμενο βήμα. Δηλαδή, μέχρι, μέχρι τότε, μέχρι το 95, δεν υπήρξε κάποια τέτοια ταινία. Είναι το επόμενο βήμα για serial killer ε, ταινίες. Ε, και ακολουθείς το master plan του. Δεν υπάρχει στην αρχή, το πιστεύεις ότι μπορούν να τον προλάβουν. Ε, αλλά... Τελικά όλα αυτά δεν υπάρχουν, δεν υπάρχει πόνοια ότι είναι έρμεα συνεχώ και ακολουθάνε το τι θα γίνει. Εντάξει, η απίστευτη ταινία και όπω είπε, και μαζί με το επειδή εγώ τι έχω μαζί αυτέ, δεν ξεχωρίζω κάποια και οι Σιωπή των Αμνών, ε, αλλά και το Seven είναι. Τώρα τι να πω, Είναι ταινίε, εντάξει, όταν βλέπει ότι μια ταινία μπορεί να την δει και πέντε και δέκα φορέ ενώ παίζουν τόσε. Ήδη, εδώ money, money να το πω έτσι. Προτείνουμε ένα τον άλλον, υπάρχουν ταινίε που δεν έχουμε δει. Και λέμε, δέστηνα, δέστηνα, δέστηνα. Και βλέπεις ότι, α, εντάξει, ξέρεις κάτι. Δεν θέλω να δω κάτι καινούργιο. Άσε να, δω, να μεταξιδέψει ο άλλος. Γιατί είναι μια ταινία η οποία έχει αρχή, μέση, τέλος. Η οποία έχει σημασία το κάθε καρέ, να σου φορτώσει την ατμόσφαιρα. Γενικότερα, εντάξει. Αυτό... Δεν έχουν έτσι αλλιώ. Σα, ταινία σαν και αυτή μπορεί να είναι από τις 10-20 για κάποιον που μπορεί να ουριάζει τώρα και να λατρεύει κάποιους άλλους. Ε, Του παγκόσμιου κινηματογράφου απ' όλα τα είδη. Ε, ναι, και να προσθέσω ότι ουσιαστικά οι μεγάλες ταινίες αυτέ που μένουν σαν αριστουργήματα ε, είναι αυτές που όχι μόνο θα τις ξαναδείς επειδή ό,τι ήθεσες να ξαναζείς αυτή την εμπειρία είναι ότι όσο τις βλέπεις ανακαλύπτεις καινούια πράγματα. Γιατί μετράει και η ηλικία, δηλαδή το βλέπεις στα 15 σοκαρίζεσαι ας πούμε «Ω, τι ανατροπή είναι αυτό, τι τέλος είναι αυτό» το βλέπεις στα 25 έχεις, ε, ε, καινούργια, έχεις μάθει καινούργια πράγματα βλέπεις διαφορετικά τον κόσμο ανακαλύπτεις άλλα πράγματα το βλέπεις στα 35 το βλέπεις με, άλλες, με άλλο πρίσμα δηλαδή όσο προχωράς, όσο το βλέπεις και το βλέπεις πάντα βρίσκεις καινούργια πράγματα και έχει και θρησκευτικό πρίσμα, ναι, γιατί στην αρχή... Έτσι, παιδιά, το είδαμε, τύπου 7 θανάσιμα αμαρτήματα. Ναι, ναι. Δηλαδή, σε ξεκινάει, επειδή παι, όπως και να, το, το τέλο και όλο αυτό είναι καταπληκτικό, ε, ξεχνάμε όλα τα σκαλοπάτια που ανεβαίνουν ότι πάμε στα 7 θανάσιμα αμαρτήματα, τι έχει κάνει αυτός, πώ είναι αυτό, ακούς την περιγραφή, είναι τόσο καλά δομημένη που είναι αριστούργημα. Δεν είναι, δηλαδή, δεν αλλάζει δευτερόλεπτο, ε, τίποτα, του στέννεις φιλιά, και συνεχίζει τη ζωή σου. Ε, και πάμε και στο top. Θάνο. Mm -hmm. Για πες. Λοιπόν, τώρα. <laughs> νομίζω ξέρω με και... αυτή τη σειρά, ναι, θα πω ποιοι γαμιούνται. <laughs> Γαμιέται ο Κότζη Σουζούκη που έχει γράψει <laughs> το βιβλίο. <laughs> Γαμιέται ο Χίντο που κάνει την πρώτη ταινία. <laughs> Γαμιέται ο Γκόρβερ Βερμπίνσκι που κάνει το remake. Και είμαστε καλά, νομίζω. <laughs> ναι. Λοιπόν, μιλάω για το The Ring. Το οποίο Εντάξει, είναι μια ταινία που την έχει δει αρκετό κόσμο. Δεν είναι σαν, το... σαν τι άλλε που έχω πει τι ε, δύο-τρει. Ε, εμένα αυτή την ταινία με έχει καταστρέψει yeah. από την ημέρα που την είδα. Δεν είμαι καλά μέχρι σήμερα. <laughs> το λέω. <laughs> δεν έχω πρόβλημα. Ε, δεν είναι πολύ εμπερδεμένη η πλογή. Είναι μια βιντεοκασέτα. Άμα τη δει, σε παίρνει τηλέφωνο ένα μπάσταρδο και σου λέω ότι σε 7 μέρε θα πεθάνει και σε 7 μέρες από κάπου βγαίνει κάποια συσκευή που έχει μέσα στο σπίτι... γιατί θα ερχόμενο σε αυτό που σου είπα πιο πριν, <laughs> με τις συσκευέ. <laughs> ε, και πεθαίνει. Ε, ναι, οκ. Okay. Ε, αν μιλήσουμε για την ατμόσφαιρα που έχουν φτιάξει ο κάθε δημιουργό ξεχωριστά γιατί είναι διαφορετικό το ρινγκ το, το, το Ιαπωνικό με το Αμερικάνικο... έχουν κάποια κοινά σημεία και κάποια που είναι εντελώς διαφορετικά. Ε, τώρα γιατί εμένα θέλω να μιλήσω για αυτήν την ταινία. Γιατί θεωρώ ότι είναι μία από τις ταινίε οι οποίες παίζει πάρα πολύ με το υποσυνείδητό σου... γιατί πέρα από το οπτικό, το οποίο είναι προφανώς τρομακτικό... ένα ψηλό φάντασμα με άσπρη ε, φαγωμένη ποδιά τη διάολο... και με το μαύρο μαλλί μπροστά που δεν βλέπεις... παίζει πάρα πολύ με το υποσυνείδητό σου γιατί... όταν δεν βλέπεις τι είναι αυτό που σου έρχεται ε, και δεν καταλαβαίνεις ακριβώς τις προθέσεις του, εκείνη δεν μπούχεται πιο πολύ ο τρόμος. Ε, διαφέρει το, η Σαντάκο ή η σαμαρα όπως θέλουμε να πούμε, από τον μέσο ε, serial killer ο οποίες τίποτε γιατί σου δίνει τα κίνητρά του, ξέρεις γιατί θα σου έρθει, μάλλον ξέρεις γιατί σε κυνηγάει. Ε, η, το, το φάντασμα στο ρίγγου ουσιαστικά είναι κάτι το οποίο δεν ξέρεις τι θέλει Δεν ξέρεις γιατί, είναι, το κάνει απλά από καθαρή κακία και το αφήνουμε εκεί ε, Τώρα, για να μιλήσω για τα κοινά στοιχεία που έχουν οι δύο ταινίε μεταξύ του, για να μην τραβήξουμε με τι διαφορέ. Αυτά που μου αρέσει πάρα πολύ στο ριγκ, το οποίο είναι αποτελεσματικό. Αλλά το ριγκ είναι ειλικρινά μια ταινία που δεν μπορώ να κάτσω να τη δω πάλι. Δηλαδή, βλέπω μέχρι ένα σημείο γιατί μου αρέσει, αλλά είναι σκηνέ που δεν μπορώ, είναι πιο σημαντικέ ενδέξει ταινία. Τώρα, α Μετά... δεν μπορεί να το δεις. Δεν μπορώ να το δω, όχι. Okay. Παρόλο που έχεις έχει την ταινία την ναι, ναι. Ξέρω ότι σε δυο σκηνέ θα κάνω αυτό. <laughs> μόλις έβαλα το χέρι μου προ τα μάτια μου, να, κατα... <laughs> να καταλάβει τι κάνω. Α, και θα πω: Α, ωραία, είναι αυτό, εντάξει. Ε, τα κοινά στοιχεία που έχουν, το οποίο έχουν, εντάξει, αντέγραψε ο Γκρο βέβαια, α, είναι ο άνθρωπος ως θύμα στην μεταβιομηχανική εποχή. Ε, γιατί το δείχνει αυτό ο Μπερμπίνσκι διαφορετικά από το καρχήν μέσα από τα κτίρια. Και την πράσινη φωτογραφία που τη χρησιμοποίησε και σε άλλε ταινίε, βέβαια, αλλά είναι κάποιε σκηνέ που είναι, α πούμε, η τύπη στο διαμέρισμά τη και παρακολουθεί άλλου ανθρώπου από τον παλκόν τη να βλέπουν και αυτή τη τηλεόραση. Λε και είναι όλοι συνδεδεμένοι σε ένα κύκλωμα, σε ένα δίκτυο ταυτόχρονα εκείνη τη στιγμή. Το οποίο εντελώ τυχαία είναι και το πεδίο δράση τη απειλή μέσα από όλο αυτό που κινείται. Ε, και. Είναι το δεύτερο, το οποίο είναι το τρομακτικό, είναι ότι ε, κυκλοφορεί κάτι εκεί έξω, το οποίο μεταξύ αγνώστων ανθρώπων και σε μια εποχή που ακόμη η τεχνολογία δεν είναι τόσο πολύ αυξημένη όπω θα ήταν σήμερα, παρόλα αυτά βρίσκει τον τρόπο του να μοιραστεί μεταξύ του. Γι' αυτό σου πω ότι πριν ότι καμιά φορά δεν έχει σημασία από ότι γυρίστηκε το video drum, για να κάνει με πράγματα τα οποία τα πιέζε ο άλλο. Γιατί τώρα το share που εμεί κάνουμε share the video είναι ένα κουμπί. Αυτό έφτιαξε τον τρόμο, όπω και όχι Χίντονα Ακάτα, πάνω στο αυτό το κόνσεπτ, αλλά σε μια εποχή που σου λέει: Άλλο μια φιντουκασέτα είναι. Σιγά. Δεν έγινε και τίποτα. Κοίτα, σήμερα η Σαντάκο θα κάνει διπλωβάδιε, έτσι. Η <Σεσίες> Σαντάκο, φίλε, θα έβαινε στα story. Ναι, <Σεσίες> ναι. <Σεσίες> με τα, <Σεσίες> σε, με τα <Σεσίες> σερ που κάνουμε θα έπρεπε να προσλάβουν προσωπικό, δεν <Σεσίες> τι προλάβουν όλοι. Μα το θέμα είναι ότι το κάνανε αυτό στα επόμενα ring. Που το, το χρησιμοποίησανε που βγήκε πριν από δέκα χρόνια που ήταν μέσα ένα ένας καθηγητής σε μια σχολή που είχε πάρει το βίντεο και το είχε δώσει στους μαθητές του και το είχαν κάνει σε ρε μέσω email και ξεφύγαμε μετά. ήταν. Ε, δεν θα το αναφέρω καν, δεν, δεν χρειάζεται. Εντάξει. Ας μείνουμε στο, στα πρώτα. Ε, και ε, fun fact με το, με το ρίγκ όταν ήμπουν στην ε, σχολή Σινεμά μας είχαν πει να κάνουμε... Μία, ένα πεντάλεπτο από μια ταινία που μα αρέσει, σε φάση να κάνουμε αντιγραφή πλήρη. Και εγώ, επειδή θεωρούσα πω ήταν καλή ψυχοθεραπεία, επέλεξα να κάνω το ring. Ενώ στην ίδια φάση, και τώρα δεν έχει αλλάξει τίποτα. Και στη μέση τη φάση που το έκανα, γιατί βρήκα μια φίλη που τη έβαλα το, το κατάλληλο ρουχισμό, την περούκα, έψαξα, βρήκα πηγάδι, πήγα στην Κυφυσιά να δω πηγάδια που έχω ακόμα... μεγαλώσει. ο κόσμο έχει πηγάδια στην Κυφυσιά. Δεν θα πω το άλλο για το πηγάδι, α πούμε στο ring. Ε, και ε, την έντυσα κτλ. Και, και, και κάποια στιγμή, ενώ γυρνάμε, γυρνάει το παιδί που είχε το, τα φώτα και, το, και τον ήχο, και βλέπουν εμένα που κοιτάω αλλού. Και μου λένε, Γιατί κοιτά αλλού, Γιατί δεν μπορούσα να την κοιτάξω. Και μου λέει, Δεν θα γίνει όμω, μου λέει έτσι η φάση. Πρέπει να μιλήσει να κοιτά την κοπέλα. Γιατί μόλι με εμφανίστηκε μπροστά μου live, όπω αυτό, καταλαβαίνω πω δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Δεν μπορώ να το κάνω. Το έκανα τελικά όμω. Αλλά δεν ξεπέρασα τίποτα. <laughs> αυτό. Ναι. Εμένα μου το έχει κάνει φάρσα φίλη μου αυτό. Να ξέρει. <laughs> Όχι και έπιασε. Δηλαδή, σε φάση χέστηκα πάνω μου, <laughs> την έβριζα. Εντάξει. <laughs> ε, μου στοίχησε, ναι. Εδώ να πούμε ότι η ταινία, η ιαπωνική ταινία και μεταφορά έχει μέσα πλανάρε. Γιατί πολλέ φορέ, έτσι βλέπουμε πολύ γενικό, έχει κάποια κοντινά σε μάτια μαλί, <laughs> ναι, όλα ναι. αυτά. Εμείς δεν το καταλαβαίνεις, γιατί πάνω στο μοντάζ, εσύ σε πυροβολά, ρε παιδί μου, με πλάνα, δεν καταλαβαίνεις τι βλέπεις. Άμα κάτσεις και το, και το κόψεις είναι αριστοτεχνικά φτιαγμένο για να πεις ότι, ρε παιδί μου, εντάξει, ναι, θα το βάλω κάποια στιγμή και το χέρι μπροστά, μπορεί να ανοίγω για λίγο να δω τι μπορώ να το δω, συνεχίζω. Ε, εγώ γι' αυτό το λόγο ανέφερα ακριβώ ακριβώς ε, προτιμώ, το Ιαπωνικό. Χίλια, ω το Αμερικάνικο. Το Αμερικάνικο δεν μου αρέσει. Γιατί έχω και αυτό, εντάξει, είναι προσωπικό μου σκάλωμα. Το ε, origin. Θέλω το Original. Δηλαδή και το Original είναι όντω καλή ταινία. Δεν είναι ότι είναι μια ταινία που δεν βγήκε καλά, okay. δεν, είναι, δεν έχει καλό budget ή οτιδήποτε. Είναι ταινία, άραγε αυτό που είναι. Το Αμερικάνικο πάντα μου φαίνεται πιο καλογιαλισμένο. Δηλαδή έχανε. Δεν προκαλούσε το ίδιο πράγμα. Το Ιαπωνέζικο μου προκαλεί, όντω προκαλεί αυτό το απόκοσμο. Ε, εντάξει, εγώ να πω με το ring. Δεν τρόμαξα ποτέ, αλλά για ποιο λόγο. Δεν είναι ότι δεν τρομάζω, είμαι μεγάλο χέστη. Αλλά δεν τρόμαξα ντρομα, γιατί εκείνη, εκείνη, εκείνη την περίοδο βλέπουμε αυτέ τι τρει με παρέα και μαζευόμασταν όλοι μαζί. Ε, και επειδή είναι το κλασικό ότι όλοι χεζόμαστε, αλλά όλοι θέλουν να το παίξουμε και μάγκε, οπότε λέγαμε μαλακίε, χάχαν, το μηδενίσουμε αλλά Ο άλλο λόγος που το κάνουμε είναι γιατί δεν θέλουμε να χεστούμε και να το δείξουμε. Ε, οπότε, εντάξει, πάνω στη μαλακιά και αυτά, εντάξει, όντω δεν τρόμαζα γιατί το βλέπαν παρέα. Όταν το είδα μόνος μου σε ξεφασί, και okay, εντάξει, έχω χαιστεί». Αλλά το καλό είναι επειδή ήξερα ότι τι θα δώξεις... Τρώμαζα, αλλά όχι okay, ήμουνα σε normal επίπεδα. Είμαστε σε φάση, οκ, okay, δεν, δεν μου στοίχησε. Η ταινία που μου είχε στοιχείσει αντίστοιχα εκείνη την εποχή ήταν το Τζουόν. Που, Κατάρα. Εκεί, το είχαμε δει με παρέα. Κατάρα. Το ιαπωνέζικο, ναι. Το είχαμε δει με παρέα εκεί πέρα. Ό,τι και να λέγαμε δεν έπιασε τίποτα. Εντάξει, ε, μα ξεπέρασε αυτό. Ήταν, ήταν αυτή η τριάδα άκρη. που είχε έρθει τότε. Μα με το μάτι, μάτι λεγόταν. Μπράβο, ήταν τρίτο. όλα. Ναι, ναι. Ήταν αυτή η τριάδα που ήταν. Πάρτα. <laughs> <σε, laughs> όχι σε DVD. Σε CD-ROM τα, τα κατεβάζαμε τότε, για να καταλάβετε. Ούτε <σχ> καν σε DVD. Είχαμε ένα, ε, ένα προγραμματάκι που το κατεβάζαμε μετά τότε το ρεντάδικα. Εγώ έτσι τα είχα δει. Τα έδινε yeah. το περιοδικό yeah. στην Εμά μετά. <laughs> τα έδινε... <laughs> ναι, μπράβο. Ε, ε, Ανάπες. Όνταξε, ε, ε, ε, συμφωνώ είναι από τα καλύτερα. Είναι ορισμός J-horror. Ε, Έπιασες κιόλας και τα θέματα τα που πιάνει... Είναι η αρχή τη ψηφιακή εποχή, η αρχή του Ιντερνου. Ουσιαστικά έρχεται και δεν είμαι εκείνη την περίοδο. Δεν ξέρω αν το έκανε και εμένα, ή απλά έτυχε να είναι να σκεφτεί την ιστορία εκείνη την περίοδο. Αλλά είναι και αυτό το δείγμα ότι πώ μια ιστορία ανεβαίνει ακόμη παραπάνω όταν μπλέκεται και με το το παλμό τη εποχή, ξέρω εγώ, κοινωνικά, ας πούμε. Χρησιμοποιεί τεχνολογία in. όχι τόσο διδακτικά όπω το κάνει, π.χ. ένα Black Mirror. So, αυτό θέλω ναι, να πω. Δηλαδή, α, κακό το Ιντερνετ, κακό τα, τα... τα, τα κινητά τηλέφωνα. Απλά στο κάνει πολύ αφαιρετικά. Σας δείχνω ότι ναι. αυτό το πράγμα είναι... μπορεί να είναι και εκεί, μπορεί να είναι και στην αέρα, μπορεί να και να είναι στα ραδιοκύματα, μπορεί και να είναι. ο άνθρωπο είναι πολύ πιο ασήμαντο σε αυτά μπροστά του. Ναι, εγώ να πω ότι το. Έχω δει πρώτο το Αμερικάνικο. Το οποίο ήταν εισαγωγή σε όλε αυτέ τι ταινίε τη J-Horror, που με ένα πιο πολύ. που τρομάξαν κάποιε Δεν θυμάμαι που ήταν του τίτλου, να σου πω την αλήθεια. Που βγαίνανε τότε κατά στο στο club και είναι αυτό που λε: ήταν ταινίε που τι με παρέα που και πάλι φοβόσουν. Δηλαδή έλεγε: Τώρα να ανάψουμε κανένα παιδιά, να, να, στυμίσω, να κάνουμε τίποτα. Να σα θυμίσω και άλλη μια τώρα που το που σίγουρα θα το έχει δει. Ποιο λε: Σάτερ. Κάτι μου mm. θυμίζει ο τίτλο. Ναι. Έχει μια σκηνή και αυτό το οποίο με έχει καταστρέψει. Κάτι μου θυμίζει. Με λοιπόν, το λοιπόν. αυτοκίνητο που κάθεται μπροστά στα μάτια. Το Shutter, αμερικάνικο δεν είναι. Όχι. Ε, είναι. Ε, to, ναι. για, η κορεάτικη μου. Περιζητά να μην είναι Ιαπωνέζικο, αλλά είναι ασιατικό χορορ και έγινε και remake. Mm. Έγινε και remake αμερικάνικο. Yeah. Κάτι μου λέει. Τέλο πάντων, να πω το εξή ότι. Δεν μ' αρέσει πολύ το αμερικάνικο ροικ, με ειλικρινή. σω επειδή το έχω δει και πρώτο, αλλά είναι. Έχει την ατμόσφαιρα που έχουν τα Ιαπωνέζικα. Σε ίσως διαφορετικό στυλ, αλλά είναι πιο στρωτή ταινία. Τα γιαπωνέζικα, τα έχω δει όλα, δεν πάω από ότι μου αρέσανε. Δηλαδή, μου φάνηκαν λίγο πιο κατανόητες σαν ταινίε, λίγο πιο χαοτικές. Είχε σκηνές που ήταν πολύ τρομακτικές, πολύ ατμοσφαιρικές, αλλά κάπου δεν το πιάσα, κάπου βαρέθηκα. Ενώ το Αμερικάνο, ο Βερμπίσκης το κάνει πολύ καλύτερα. Δηλαδή, σε Αμερικάνικο mainstream, ναι, αλλά κράτησε... Την ατμόσφαιρα που είχαν οι Ιαπωνέζικε ταινίες. Ο Βερμπίνσκι έχει παίξει πολύ με την Πρασίνισλα και ταιριάζει στην ταινία. Ε, και, έχει, και τον βοηθάει πάρα πολύ και η μουσική του Χάντζιμερ σε αυτή την ταινία. Από πίσω, το theme. Είναι πολύ. Ο Χάντζιμερ έχει κάνει το. Κοίτα, το έχει κάνει. Ίσως παίζει ρόλο το είδα πρώτο. Έτσι. Δηλαδή, πάντα, αυτό που είστε πρώτο, αλλά νομίζω ότι το έχει κάνει πάρα πολύ καλά. Έχει καταφέρει να συνοψίσει την ατμόσφαιρα που έχουν οι Ιαπωνέζικε ταινίε. Και είναι πολύ πιο σχηρό ότι τι Ιαπωνέζικε δεν τι πολύ κατάλαβα να είμαι ειλικρινή. Είχε στιγμέ που λέω: Εντάξει, θα να κανένα φω, θα σταυρό, τίποτα να δούμε έξω. Αλλά δεν. Αλλά είναι πραγματικά, αν πρέπει να δώσω ένα έφημο στο ρίγκ είναι ότι είναι... μα άνοιξε έναν κόσμο σε ταινίε τρόμου που δεν είχαμε ιδέα ότι υπήρχαν και ήταν εντελώ διαφορετικέ από τι Αμερικάνικες ή τι Ευρωπαϊκέ. Ότι οι Ιαπωνέζοι, γενικά οι Ασιάτες, το είχαν πάει εντελώ άλλο το, το ζήτημα. Εγώ να πω ότι και το και το «Ringu», Ringu. <laughs> όπως και το «Yuan». Ε, τα έχω δει με παύσει, τα βλέπα μόνος μου και τα έχω δει με στο. Έφτανε κάποιο σημείο που Spacebar, bar». Κουλ. Cool. Χαλαρώσουμε να συνεχίσουμε σε λίγο, να σκεφτώ. <laughs> ναι, δε, δε, δεν τρεύομαι να εδώ. <laughs> Εντάξει, ναι. Ε, βέβαια, ήτανε, και, μπας περιπτώσει, ε, πολύ σημαντικές ταινίε και γενικά, Πάντα μας μένει, αυτά που συζητάμε τώρα, είναι το άφτερμα. Δεν μας μένουν κάποια πράγματα έτσι γενικά, αλλά πάλι ξαναλέω ότι αν τις τεμαχίσεις και δεις πλάνα που έχει χρησιμοποιήσει, ροή, ρυθμός στο μοντάζ, τα οποία που φτιάχνει όλη την ατμόσφαιρα, είναι πολύ δυνατά. Είναι σαν έργο, σαν ταινία, είναι αυτό ακριβώ πρέπει να δει για να φοβηθείς. Όταν την σαν χόρορ μια ταινία, θα είναι χώρο. Και όπω λε, αυτό με τι παρέ, π.χ., εγώ τότε δεν, το... δεν έπαιζε αυτό. Σε μεγαλύτερη ηλικία έβλεπα έτσι, με πολλοί κοσμοτενίε. Άρα δεν μπορούσα να ξεπεράσω το να πω ότι έλα, καθόμαστε να δούμε κάτι και καθένα θα πει ότι την τέτοια θα ακουστεί και ένα εντάξει. Όλοι οι Ιθοποιεί είναι, ξεκολλάτε. Και... <laughs> δεν υπάρχουν αυτά. <laughs> ναι, πέτα ο καθένα την παπαριά του, θα γελάσει. Οπότε εντάξει, ναι. φεύγει από το. Εξ αυτή τη στιγμή έχει γραπώσει αυτό το πράγμα που βλέπει. Ε... Πολύ ωραία. Έχουμε κάτι άλλο να συμπληρώσουμε για το... Ω, νομίζω... Το Εντάξει, είμαστε. Μη... Μη δείτε για τρόμο μόνο στο σπίτι, αυτό. <laughs> και κορεάτικο. Έχουν και κορεάτε. κορεάτες Ναι, κάτι... ναι, ναι. Γενικά οι είναι, είναι δυνατή Λοιπόν, και τώρα που τα είπαμε όλα ε, και σιγά σιγά φτάνουμε προς το τέλος, θα παίξουμε και τα δύο κομμάτια που έχουμε υποσχεθεί. Το ένα είναι το intro credits από το 7 και το άλλο είναι το Dream Warriors. Το Dream Warriors γιατί? Το Dream Warriors είναι στο... Από έτσι, αυτοί Μπράβο. Αυτοί. Να έρθουμε Elm Street, το 3. Ε, και είναι... γενικά μου άρεσε πολύ σε τις ταινίε τότε που έπαιζα πίσω metal κομμάτια... <laughs> στο 3. 3. Πού είναι Dream Warriors το 3, okay, okay. Ε, Και μου άρεσε πάρα πολύ που ήταν... Επειδή, εντάξει, ακούω και Metal και μου αρέσουν τα 80's full, πάντα μου άρεσε που συνδέανε 6 Metal κομμάτια με τι χώρες ταινίες. Και το αγαπημένο μου από, αυ, από αυτού του είδου είναι τον Dokken, Dream Warriors. Ωραία. Πριν περάσουμε σε αυτά, γιατί θα τα περάσουμε, όταν τα περάσουμε θα κλείσουμε. Και επειδή κάναμε περίπου ένα τριωράκι μέχρι τώρα, είμαστε 2 ώρες και 40 λεπτά, θα δώσουμε ένα δεκαλεπτάκι μεταξύ μας να μου πείτε την άποψή σας τι έχετε ακούσει για το καινούργιο Crow. Έτσι, να κάνουμε λίγο χαβαλέ τώρα. Ποιο, γίνει καινούργιο Crow. Δεν ξέρω, δεν ξέρω τι έχετε ακούσει, αν έχετε προλάβει να δει κάτι. Δεν νομίζω ότι έχει βγει κάτι. Έχει δει κάτι. Εγώ δεν έχω δει κάτι. Ε, Έλα. Πρωτα... Έλα. Ο πρωταγωνιστή καλό, καλός, έχω ακούσει ότι είναι. Ο πρωταγωνιστή yeah. όμω καλό είναι. Νομίζω διαφωνεί κανεί αυτό. Είναι, καλός το πιός, είναι αλλά... κρίμα όμω να κάνει καλύτερε επιλογέ ταινιών <laughs> για να μην χαθεί. <laughs> Συμφωνώ επειδή για το κρότο είχαμε πει στην προηγούμενη πομπή Είναι νομίζω βίωμα και των τεσσάρων. Ε, Μπαίνω είναι και μια από τι δύο μου ταινίε. <laughs> δεν υπάρχει κρό. <laughs> Εντάξει αυτό. Δηλαδή είναι μη γεννόμενο. Είναι γλίτσο στο Matrix. Αυτό έχω να πω μόνο. Κοίτα, εγώ που τόδα πρόσφατα το κρό. Ε, λόγω, δηλαδή βγήκε το τρέιλερ τότε ε, και είμαι κάτι άλλους φίλους ε, που είχαμε μαζευτεί και λέμε κράζαμε όλοι και λέμε οκ, okay, α δούμε το θετικό είχαμε το δω πολλά χρόνια και εγώ το κρου και λέω ρε φίλε πόσο πόσο ωραία ταινία είναι δεν είναι κάτι ας πούμε εξωπραγματικό το δεν είναι η ταινία η σούπερ γυρισμένη όλα αυτά, αλλά είναι άψογη σε ό,τι κάνει. Όπως να το γυρίσει για αυτό που είναι, για το μπάτζετ τη για όλα είναι άψογα όλα. Ο Μπράντον Λί, η ατμόσφαιρα, η ιστορία είναι ωραία. Και είναι, πιστεύω, και πολλή ταινία της εποχής. Είναι πολύ συνδεμένη με τα 90's και με την αισθητική τότε, το Grants, το ηλεκτρονική τραγωγή. Ναι. Δηλαδή είναι ναι. πολύ συνδεμένο με αυτό και νομίζω ότι δεν έχει πλέον ενώ σαν ιστορία και μπορεί να πει ότι είναι μια διαχρονική ιστορία. Μπορεί να βγάλει. μια ιστορία ε, εκδίκησης ναι, Είναι μια είναι. ιστορία εκδίκησης Ενώ η, μπορεί αυτήν την ιστορία να τη χρησιμοποιήσει σε πολλέ ιστορίε, Πολλές, πολλές διαφορετικέ εκδοχέ. Αλλά νομίζω ότι αυτό που έχουμε στο μυαλό μα, σαν Crow, γιατί με αυτό ταυτιστήκαμε και δεν μπορεί να σκέφτεσαι πλέον Crow χωρί να έχει την εικόνα του Μπράντον. Δηλαδή τέλο. Έγινε και ο θάνατο του, παίζει ρόλο, μένει αυτό το πράγμα. Ενώ δεν φεύγει το κεφάλι σου. Η... Νομίζω ότι δεν. Αφήστε τώρα, παιδιά. Δηλαδή, α μείνει σε κόμικ. Μπορεί να κάνει μια σειρά, πιστεύω, ότι σε τηλεόραση μπορεί να είναι καλύτερο. Δεν ξέρω, αρκεί να είναι άτομα όντω που ξέρουν το υλικό του, α πούμε. Ε, αλλά αυτό, δηλαδή. Νομίζω είναι ταινία τη εποχή τη και αφήστε το ήσυχο απλά. Όχι, και εγώ συμφωνώ. Και δεν ισχύει μόνο με το κρόο, ισχύουν πολλά. Αλλά επειδή είναι ακριβώ τη εποχή και για όσοι την είδαμε όταν είχε βγει είναι, είναι βιωματική. Εσύ πληγώνει και λίγο περισσότερο. Δεν είναι μόνο ότι θα δει ένα κακό remake, είναι ότι σου. Δεν τι αναμνήσει. Ναι, ναι, ναι Εντάξει, κοίτα, το καλό είναι ότι Αμα το δεις και με βάση άλλα remake που είδαμε Τελευταία χρόνια που έχουν κάνει και σε άλλες ταινιές Κανείς δεν το θυμάται Απλά θα το αναφέρεις, πω, πω θυμάσαι και το remake Και στην τελική δεν σου χαλάει ποτέ Την πρώτη ταινία γιατί λες Είναι αυτή η ταινία, η ταινία μένα είναι πάντα εκεί Οπότε θέλει αμένα Ναι, ισχύει απλά Βλέποντας το τρέιλερ φαίνεται ότι θα είναι Τρισκάκιστο, δηλαδή δεν μπορείς να πεις άλλη λέξη. Δηλαδή, δηλαδή, λες και βρήκα έναν τύπο στον δρόμο και λέει να γυρίσει τον καινούριο κρόο. Δεν καταλαβαίνω, δηλαδή, ποια λόγική. Και σου και λέει ποιο είναι, και... είναι το κρόο και λες είσαι ο ανθρωπός μου. <laughs> <laughs> Σε χαρητήρια, ναι. Λαμβάνες, ναι. <laughs> Κρίμα να τον παραγωνιστεί, γιατί είναι τους πολύ καλός οποίο. Ναι. Τώρα, δηλαδή. εντάξει... Τα πιο πολλά remake είναι αλήθεια ότι σαν. Λέγω ότι οι πράξεις δεν έχουν, είναι άχρηστα. Αυτό δεν σημαίνει ότι άμα πέσει κάτι στα χέρια κάποιου που μπορεί να γράψει ένα καλό σενάριο, μπορεί να κάνει ένα, κάτι που να βλέπετε. Αυτή δεν είναι αυτή η περίπτωση. Ε, ο, ο τύπος που έχει την ε, εταιρεία, ο Τζέσον Μπλουμ, που έχει το, το Blahm House τέλο <λίωσε> πάντων, έχει πιστεί πω θα κάνει και franchise. Δηλαδή, συνέχεια αυτό το πράγμα. Και δεν βοηθάει το γεγονό όταν βγαίνει ο Σκάσγαρντ, ο, ο αλήθωρος που λέω εγώ από το Pennywise, να... <laughs> να λέει ότι εμένα το τέλος δεν μ' άρεσε της ταινίας. Γιατί λέει, εγώ ήθελα να είναι κάτι λέει, πιο... πιο finalized. Έτσι όπως τελείωσε, λέει, σου αφήνει το ενδεχόμενο, θα γίνουν και άλλα μετά. Και εμένα λέει, αυτό δεν, με... δεν συμφωνώ. Αυτό δεν είναι καλό. Δεύτερον, δεν είναι καλό που πριν από τρεις μέρες βγήκαν οι πρώτες... Ε... Αντιδράσει στις ταινίε που την είδανε κάποιε οι δημοσιογραφικέ προβολέ και λέει ότι είναι unwatchable. Ναι, ναι. Εγώ. Αυτή είναι νομίζω η λέξη που. Ναι, και. Εντάξει, ο Άλεξ Πρόγιας, επειδή τον ακολουθού. Είναι ο σκηνοθέτη τη πρώτη ταινία, ο Άλεξ Πρόγιας, Τον ακολουθού στο Facebook, ο οποίο μιλάει με τον κόσμο και του απαντά γενικά. <laughs> Δεν είναι πάντα καλό αυτό. Γιατί είναι... τα λέει γενικά, ρε παιδί μου. Θέλει να εκτίθεται. Το πρώτο πράγμα που έκανε ότι έκανε screen ε, την κριτική τη ταινία από το Ιντερνετ και την έβαλε και λίστα Ελίσσα. Τάλεγα. Που εδώ και ένα χρόνο λέει ότι δεν θέλω, δεν πρέπει, δεν εκείνο κλπ. Που έχει δίκιο ουσιαστικά. Γιατί λέει ότι για μένα είναι συναισθηματικό το δέσιμο με την ταινία αυτή. Γιατί δεν θέλω να την κάνει. Όταν ε, πέθανε τον Μπραντον Λί, ήθελαν να την παρατήσει και να κάνει κάτι άλλο. Και μαζευτήκανε όλοι οι υπόλοιποι από την ο, ο Ερνί Χάτσον που κάνει τον ε, αστυνομικό, οι άλλοι που κάναν τους κακούς κτλ. Ε, και του το λένε για τον Μπραντον Λί γύρνα πίσω ή στο τηλεφώνα ή και, και πάμε στο Μοντάζ να την κάνουμε να βγει για τον ε, Μπραντον Λί. Και γι' αυτό βγήκε η ταινία. Που έχει μέσα λίγο στη Γη, ναι, ναι. κάποια σημεία κλπ. Κλ. Κλ. Εντάξει, βέβαια τώρα αυτό όσο αγρό και να ακούγεται βοήθησε πάρα πολύ στο marketing γιατί από κάτι όλα πήγαιναν. Yeah. <laughs> <laughs> <laughs> ε, εντάξει, okay. έπαιξε ρόλο στο να, χ... βγει... ναι. να χτιστεί μύθο για την ταινία. Απλά ήδη ίδιο ο Άλεξ Πρόγερ δεν φαίνεται άνθρωπο ο, ο οποίο θα ήθελε να το εκμεταλλευτεί αυτό που το έχω καταλάβει. <laughs> το... Κοίτα, δεν γύρισε. Στι συνέχειε που βγήκαν του Crow, δεν συμμετείχε ο ίδιο. Συμμετεί. Είχε δώσει απλά το OK κάτι γιατί είχα διαβάσει για τα sequel. Ότι είχε δώσει κάποιο τοκί, αλλά δεν ήταν θερμό γενικά. Αλλά να σε βάζει εντάξει. Με τον Έντουαρτ Φέρλογκ, στο τελευταίο κοράκι, δύσκολο να είσαι θερμό. Δηλαδή το παιδί, ξέρω ότι προσπάθησε, αλλά. Α το αφήσουμε, μην πάμε εκεί. Ναι. Ναι. Εντάξει. Νομίζω με εξαίρεση. η γυτάρα Reed στο τελευταίο decρό. Γιατί πρέπει να το θυμίσετε. Ναι, να τα λέμε όλα. Νομίζω με εξαίρεση το 2 Είναι συμπαθητική ταινία μέχρι εκεί. Το 2 το είχε κάνει βιντεοκλιπά που έκανε τον Cure Videoclip. Οπτικά τρώγεται. Ναι, και έχει και καλή παραγωγή, αλλά ναι. κάτι δεν είναι. Είναι με κρική αυτό το όχημα. Ναι, εγκυπώ, εγκυπώ, ναι, οκ. Okay. Κοίτα, ε, στα θετικά είναι θετικά ότι την ταινία τη μετέφεραν την πρεμιέρα τη στην περίοδο που πετάνε όλη τη σαβούρα στην Αμερική. Οπότε απλά θα παιχτεί μια εβδομάδα και μετά θα βγει σε streaming. Και το δεύτερο είναι ότι εγώ θα πάω να δω την ταινία, αλλά για να δω τη σκηνή όπου θα λέει It's crown time. Κι εγώ θα τη δω την ταινία. Εγώ θα την δω. θα τη δω, ρε παιδί μου. Μα αρέσει να πασαρμιζόμαστε. Αλλά από το τρίλερ και μόνο τη ταινία, και αν κάποιο μα ακούει, α το δει. Ξέρω εγώ γιατί μην το δει. Μόνο και μόνο για να καταλάβει ότι κάποιο είδε τον Τζον Wick και του άρεσε και λέει αυτό θα κάνουμε. Και αυτό δείχνει ότι πόσο μακριά είναι όλο αυτό από την ε, ατμόσφαιρα, τη φιλοσοφία, τη λογική, όλα αυτά τη πρώτη ταινία. Είναι γενικό αυτό στο ότι όποιο κάνει remake, κυρίω το δίνει στου σκηνοθέτητε, οι οποίοι είναι περιορισμένων δυνατοτήτων. Ε, και για να βγάλει κάποιο κατό, καλό αποτέλεσμα, θα το δώσει σε κάποιον που και να ξέρει το υλικό, αλλά και να έχει και μεράκι και ταλέντο. Τώρα το δίνοντα σε κάποιο τυχάρπαστο, δεν μπορεί να βγει ποτέ αποτέλεσμα. το, κρόγιο, το αλλά καπιταλισμό και τα γνωστά. Ωραία. Και μετά το κράξι μου στο καινούργιο Φρανσέζ, το περίμενα ε, από την προηγούμενη εκπομπή, να πούμε και έτσι δύο λογάκια. Κράξαμε το κοράκι. <laughs> με <Κάμε> κροσέψιον. <laughs> ε, με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Ε, να ευχαριστήσω αρχικά το το Χριστόφωρο και τον Κώστα που με βοήθησαν και μου έφεραν εδώ τα top 3 για να κάνουμε μια κουβέντα. Ε, τι να πω, ελπίζω να περάσατε ωραία. Νομίζω ότι είπαμε και μερικές ταινίες, είχε ο καθένας από μία-δύο ταινίε που δεν τις ξέραμε. Αλλά γενικότερα αυτό είναι καλό. Ε, ευχαριστώ. Και ξέρετε, θα υπάρξουν ε, ηχογραφημένες υπομπές, ε, στο Στα social θα τις βρείτε σε, ολίγες, σε ημέρων. Ε, αυτά. Μαραθώνια εκπομπή, τρει ώριτσες κλείσαμε, νομίζω ότι εντάξει. Νομίζω το sequel ήταν καλύτερο. <small> <laughs> ναι, ήταν τριμίνετερο 2 σήμερα. Μαξ 2 Λοιπόν, καλή συνέχεια, yeah. ευχαριστώ παιδες. Εμείς ευχαριστούμε. Εμείς ευχαριστούμε. Ε, ναι. ε, εκπομπή Παρίας, θα ενημερωθείτε για, την, ε, για το επόμενο Σάββατο ότι σα έχουμε ετοιμάσει. Λοιπόν, καλή συνέχεια σε ό,τι κι αν κάνετε. Και όπως είπαμε κλείνουμε με τα δύο κομματάκια Back to back Θα ακούσουμε πρώτα το μετ' Και μετά θα κλείσουμε με το intro από το 7 Για πάμε